Πρελός, παιδί, ηλίθιος, να δεχθεί γυναίκα, πραγησάρκια, ψηφιά, συγκεκριά, δέσποτ. Τελευταίος μου τελευταίρων, το, το, το, το κοκλοκάτω για τους κατάτω. Το Μπαρία τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot κάθε Σάββατο στις 4. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ παρατρόλ. Είμαστε <laughs> εδώ. Ξεκινήσαμε λίγο, πήραμε το τέταρτο που μας ε, αναλογούσε. Μισό λεπτά έχει να φτιάξουμε και την ε, καταπληκτικά. Το ακαδημαϊκό. Το ακαδημαϊκό τέταρτο μας, <laughs> <έχει μείνει, laughs> <νομίζω, ο> <laughs> μας έχει μείνει παρατρόλ, νομίζω, κουσούρι. Καλά και απαλού μα έχει μείνει, αλλά τελευταία. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, είμαι χαρούμενος, με έχω ιδιαίτερη χαρά μέσα μου, τιμή που μετά από καιρό ξανασυναντιέμαι εντός, ε, αέρα με τον αγαπητό παρατρόλ ε, Να πούμε ότι ο παρία, ε, να πω τα πολύ γρήγορα, ότι οι δύο εβδομάδες δεν ήμασταν μαζί Πέρασαμε διάφορες ε, θείλες, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις εαυτές σας και όπω ε, θέλετε ε, ήταν μια εκπομπή να γίνει αυτή εκπομπή πριν από δύο εβδομάδες Τελικά τα καταφέραμε σήμερα ε, 17 του Φεβρουαρίου του Σωτηρίου 2024 ναι, έτσι. Ναι. Και η εκπομπή υπαρίασε με έναν ιδιαίτερο καλεσμένο Θα κάνει μια θεματική εκπομπή Έτσι για περιεχομένο το οποίο υπάρχει ανάγκη και ζήτηση Πάνω σε αυτά τα πράγματα είναι, ονομάσαμε την εκπομπή Με τα δρόμοι, μια κουβέντα για το παρελθόν, του παρόν και το μέλλον, με γεωπολιτικές προεκτάσεις φυσικά προκύπτουν. Παρέα, θα έχω τον Παρατρόλ, που για όσου δεν ξέρουν, έχουμε μια ιστορία στα ραδιοφωνικά πειρατικά ναι. τεκτενόμενα του ελλαδικού χώρου, και όχι μόνο να πούμε και σε διεθνέ επίπεδο. Να πούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές στο παρελθόν, ε, διάφορα τακτακαφενεία, δε, σε πά, πάρα, πάρα πολλές εκπομπές, δρυμή κατηγορό, ευασφυριτώση. Ε, τώρα, ε, πώς φαίνεται, εντάξει, είμαστε και εδώ, βαστάει το στούντιο. Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Καταρχάς, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί και είμαι εδώ μαζί σου στην εκπομπή που κάνεις, θα σου δώσω και συγχαρητήρια. Γι' αυτό και, και που συνεχίζεις και που αυτό που κάνεις τουλάχιστον για μένα είναι πολύ σημαντικό διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για πληροφόρηση ή αντιπληροφόρηση όπως θέλει στο κρίνο καθένας και ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν πλέον και τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει μια μονοκρατορία απόψεων, το απόψεων οι οποίες ουσιαστικά επιβάλλονται στον κόσμο και οποίο δεν συμφωνεί με αυτές θεωρείται πλέον ε, Συνωμοσιολόγο, συνήθω. Είχαμε παλιά ε, Εβραίου, κομμουνιστέ, αναρχικού. Φρικιά. Φρικιά. Ναι, τώρα συνωμοσιολογοί. Τελώ. Συνωμοσιολόγοι έχουν φτιάξει και μια καλή τακτική για να τα μετατρέπουν ό,τι δεν του αρέσει ενό σε νομοσιολογία. Πει μπορεί να είσαι πουτηνικό. Πουτηνικό. Ναι. Δηλαδή, διαφωνεί, εγώ, με την κυρίαρχη αντίληψη του χώρα που βρίσκεσαι στο. Πολιτισμό που μετέχει και τα λοιπά. δεν συμφωνεί με αυτό, είσαι πουτινικός γιατί, γιατί έτσι. Οκ. Okay. <laughs> Φοβερά. <Okay. laughs> λοιπόν, okay. τέλο πάντων, όπως και να έχει, ε, θα σου πω μόνο ένα. Ερχόμουν από το με το κάτω που κατέβαινε ε, και άκουσα σχετικά με τα πανεπιστήμια ότι λέει, αυτό που λέει το Σύνταγμα. Που απαγορεύει την ίδρυση. Το άρθρο του... 16, νεύ, το περίφημο. Ακριβώ. Το οποίο κάποτε γίνανε πολύ μεγάλε μάχε γι' αυτόν. Ε, ότι είναι λέει, παλιό. Εντάξει, εκείνη την ώρα θα σου πω ότι πήγα να τρακάρω <laughs> άστα, από τον <τα> Εύρα. <laughs> Λέω: Το θέμα λοιπόν είναι να είναι παλιό ή νέο. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι ντε Δηλαδή, ντε είναι και η ελευθερία, ξέρω εγώ, και η ανεξαρτησία. ντε μοντέ μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα ε, και τα δικαιώματα και. και, και, και. Το δικαίωμα στη στέγαση, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία. Δικαίωμα. Και μόνο που το λέμε δικαίωμα, ήδη είναι ένα θέμα και το περιορίζει, αυτό που θεωρείται αυτονόητο. Αλλά τέλο πάντων, ε, δικαίωμα στη γνώση. Και λέω φτάσαμε σε να λέμε ότι είναι ντεμοντέ. Να μην έχουμε άλλο κριτήριο για να το κράξουμε κάτι όταν θέλουμε να το ξεπετάξουμε και να λέμε ότι είναι ντεμοντέ. Και λέω, ωραία, φτάσαμε και σε αυτό. Τελείωσε. Λέω. Είναι πλέον ντεμοντέ. Ε, μας τα έπανε πολύ καλά στη θεματική εκπομπή <Κι> τα παιδιά ξέρουμε, ναι. ε, από το Πολυτεχνείο έτσι για την εκπαίδευση και είπαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε στι ειδήσεις των 8-9 ποτέ είναι ενώ για, τις, ε, ε, ε, για τους κοινού κουβάδες που θα πέφτουν τα λεφτά πλέον δηλαδή τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως ευαγγελίζεται ο ο υπουργό και ο κάθε υπουργό. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Ουσιαστικά οι γκρίζε ζώνε πίσω από αυτά που ευαγγελίζονται είναι πολύ διαφορετικέ. Η, η υποχρηματοδότηση των ε, πανεπιστημίων ε, θα συνεχίσει, ε, των κρατικών σε εισαγωγικά πανεπιστημίων, mm -hmm. θα συνεχίσει να εφίσταται. Και τα ιδιωτικά θα καλύψουν ένα κενό, ένα κενό που μεγαλώνει που λέει κομμάτι. Ναι, μα είναι πάρα πολλέ από αυτά που συμβαίνουν και συνέβαιναν και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, πάρα πολλέ οι κουβέντε και τα θέματα που ανοίγουν, τα οποία νομίζω ότι εσύ αβάζει ένα μικρό πετραδάκι σε αυτέ τι κουβέντε που ανοίγουν, όχι μόνο για το τι συμβαίνει ανάλυση για τι συμβαίνει. Και καλό είναι να ακουστούν και προτάσει. Εγώ πάντα με αυτό, έχω σκάλωμα, Το ξέρει ότι. Το θέμα δεν είναι να απλώ κάτι. Αν αποδομήσει απλώ κάτι και τα αφήσει έτσι, το πιο πιθανό είναι να σου επιστρέψει το παλιό δρυμύτερο, έτσι, και θριαμβέμπο, να το έλεγα, γιατί, γιατί σου λέω, ορίστε, δεν έχει να προτείνει τίποτα. Απλώ έλεγε ένα μη, ένα αντί, ένα όχι σκέτο κτλ. Το άλλο όμως να προτείνει, θέλει δουλειά. Θέλει να βάλει το μυαλό σου κάτω, χρειάζεται να κάνει και κόπο σωματικό, έτσι, να μοχθήσει γι' αυτό. Να κάτσε να το δει. Θα πονέσει πολλέ φορέ. Μπορεί να είναι και πανέμορφο, το λέω. Αλλά θέλει δουλειά. Να κάσει και να πει, παιδιά, έχω, έχω, δεν ξέρω εγώ που Οπουδήποτε έχουμε αυτή την προτάση. Έχουμε αυτέ τι προτάσει. Εκείνη το θέμα πλέον. Αν δεν έχει και σε μόνο όχι, αντί όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Τα λέγαμε και παλιότερα. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά, όχι, όχι, όχι. Και συντυμματολογία και επιχειρηματολογία, πάλι τα ίδια. Ενώ τώρα έχει προχωρήσει το πράγμα Έχουν αποκαλυφθεί περισσότερα Και μπορείς να το βάλεις και σε ένα ευρύτερο project Και που οδηγεί αυτό Οπότε εδώ λοιπόν είναι το θέμα Δουλειά για να προτείνεις Δουλειά για να κάνεις Δεν διαφώνω καθόλου μαζί σου yeah. Δεν υπάρχει σε κάτι που μπορώ να προσθέσω ε, έτσι είναι και από ό,τι καταλάβατε έχει ξεκινήσει για τα καλά η εκπομπή Ακόμα και... δεν ξεκινήσαμε, έξαμε το κράξιμο <laughs> Είναι η εισαγωγή <laughs> της εκπομπής, <laughs> θα περάσουμε και σιγά σιγά στο θέμα ναι. Να πω γιατί ε, μας στέλνει και κόσμο στο chat και εγώ είμαι λίγο ναι. αντισόσιαλ ε, σε αυτά ναι. Ε, μα έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Διαβάσω ναι. μόνο από το μαρμάρι. Το αγωνιστικό ναι. μαρμάρι. Λε η κίνηση με πιάνε να ακούω αυτέ δύο φωνέ μαζί. Το γνωστό αγωνιστικό <laughs> μαρμάρι. <laughs> ναι, εντάξει. Πολλά χαιρετίσματα. Τα φιλιά μα. Ναι, Εννοείται. Στον κύριο Τερλέγκα του νησιού. Έτσι. Ε, ε, ε. Λοιπόν, ναι. ε, θα πάμε στου δρόμου του μεταξιού και θα πούμε αρχικά γιατί επιλέξαμε. Γιατί επιλέξαμε μαζί ναι. και ουσιαστικά κατευθύνθηκα εγώ προ τον παρατρόλ εύκολα. Ε, γιατί μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, αυτή την ερώτηση συχνά στην εκπομπή μου την κάνω ως τελευταία ναι. ερώτηση στους ανθρώπους mm. Εμεί θα ξεκινήσουμε με αυτή, γιατί να μα ενδιαφέρουν κάποιοι εμπορικοί δρόμοι, τι έχουν να πούνε αυτοί και οι δρόμοι Θα ξεκινήσω καταρχής από το θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα που λες γεωπολιτικές προεκτάσεις Δηλαδή τι σημαίνει γεωπολιτικές προεκτάσεις, σημαίνει κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη και το οποίο νομίζαμε ότι είχε εξαφανιστεί. Και ήταν και ταμπού θέμα. Δεν κάνει να ασχολείσαι με αυτά. Ασχολείται μόνο με τα κράτη, σημαίνει μόνο ότι θα ασκήσει εξουσία κτλ. Το να καταλαβαίνει πώ λειτουργούν κάποια πράγματα ή γιατί λειτουργούν ή τι ρόλο παίζει η γεωγραφία και μαζί με αυτά η οικονομία η και ο πολιτισμό. Ο πολιτισμό έχει τεράστια σημασία. Και έχει τεράστια σημασία αρκεί να αντιληφθούμε τη γεωπολιτική διάσταση αυτού νου του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πότε υποδοψηφίστηκε. Δες, έτσι, Λοιπόν, και μόνο να καταλάβουμε τα ευχαριστώ που στείλανε. Γιατί έχει γεωπολιτική διάσταση? Γιατί λέγανε ότι είναι η μόνη ορθόδοξη χώρα η οποία περνάει ένα τέτοιο νόμο κόντρα στην εκκλησία. Τι, ποια είναι η γεωπολιτική, η πολιτισμική όμως πλευρά της γεωπολιτικής σε αυτό το κομμάτι. Ποια είναι. Ποιο έχει άλλο ορθοδοξία, που βρίσκεται η ορθοδο εγώ τουλάχιστον όσο μιλάει για μένα δεν μπορώ να πω ότι μετέχω σε αυτό έχω, έχω πειραστεί βρίσκω σε αυτή τη χώρα πάρα πολλά ήθη μετέχω άλλο αν δεν πιστεύω κτλ μετέχω όμω τα ήθη και σε έθιμα, μετέχω. λοιπόν και από εκεί πέρα μετά ε, σου λέει όμως άλλες χώρες επιδρούν ε, ε, είναι η Ρωσία φυσικά. έχει κυρίαρχο ρόλο. Η, ορθοδοξ πλαίσια... είναι ε, η μεγάλη Ορθοδοξ Brothers είναι η Ρωσία. Και στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, εδώ βλέπουμε να διαμορφώνονται δύο μεγάλε προτάσει. Ολιστικέ. Αυτά που λέγαμε κάποτε μεγάλε αφηγήσει. Δηλαδή, τι, ιδεολογίε πάλι, ή όπω θέλετε, πείτε το, οι οποίε λένε α πούμε, τη μία έχουμε τώρα. Ε, το παλιό, το βάρβαρο, το αντιδραστικό, όπω το, το χαρακτηρίζει η Δύση, για την Ανατολή, και τα λέμε Ανατολή, Ρωσία, Κίνα, ποιο είναι συμμαχή του. Και απ' την άλλη έχουμε την πρόοδο, εμεί που είμαστε από την από εδώ πλευρά, από τη σωστή πλευρά τη ιστορία, που είναι κάποιο άνθρωπο γνωστό. Ε, λοιπόν. Όχι γνωστός μόνο. Ναι. Το Sky κάθε μέρα το λέει αυτό. Ε, καλά. Ε. Ο Sky τι θα πει. <laughs> ο Sky <Σκάιτ>, ειδικά. <laughs> ο Σκάιτ, ειδικά ο Sky, τι θα πει. Το Skype ξεκίνησε ως, ε, με χρηματοδότηση ω οικολογικό κανάλι. Στα πλαίσια τη πράσινη ανάπτυξη, πρωτοπόρη. ή τη πράσινη business, να το πούμε καλύτερα. Οκ. Okay. Και είχε και μια εκπομπή για να δικαιολογεί. Είχε, είχε. Που, αυτή που την έκανα έχει πάει σε άλλο κανάλι τώρα. Ε, εντάξει. Φοβερό, αλλά πιο κανάλι. Τέλο πάντων, εντάξει, μην τα πιάσουμε και αυτά. Ε. Κάποια άλλη στιγμή θα δούμε. Λοιπόν, και... οπότε λοιπόν, από τη μία έχουμε ο καθένα λέει τον άλλο. Κακό, βάρβαρο Όπως θέλεις πες το. Και στηρίστε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα Εμείς είμαστε περασπιστέ τη παράδοση. Οικογένεια, θρησκεία Πατρίζεις και οικογένεια ναι, ναι το τρίπτικο αυτό. Το... το τρίπτικο το κλασικό όπως είναι Βέβαια αυτό πρέπει να το δούμε κάπως αλλιώς Αλλά ναι εκεί παίζει Και απ' την άλλη έχεις Εμείς κοιτάξτε παιδιά είμαστε περί της ελευθερίας Της ατομικής η αρχίζει Οπα σε συγκεκριμένε ομάδε, είμαστε με τα δικαιώματα, δικαιωματισμό λοιπά Όλα αυτά. Ε, πρέπει να παίξουμε αναγκαστικά ή ε, στο ένα ή στο άλλο, στο, σε αυτό το άσπρο-μαύρο-μάύρο-άσπρο. -μαύρο, μαύρο -άσπρο. Πάλι στα δίπολα επιστρέφουμε. Πάλι στα δίπολα που το... μα τα θέτουν άλλοι. Ακριβώ. Ναι, ωραία. Όχι, εγώ δεν θα παίξω σε αυτό το δίπολο. Προσωπικά. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό το γκρίζω λίγο. Το θολό κάπω. Ε, θα μου πει. Free state of Jones, πώ το λέει, αν Ναι, δεν ξέρω. Ναι, καλό. Καλό αυτό που λες, αλλά πρόσξε, υπάρχει μια προσήκηση που λέει κοίτα τον Άσο ουδέτερος και να λες φταίω για τίποτα, είναι μια φάση που λες δεν μπαίνω θέση, όχι, εδώ είναι το ζήτημα, έτσι και πάρεις θέση ω τρίτη, τέταρτη, πέμπτη πρόταση, η δεν με ενδιαφέρει, το πιο πιθανό είναι να στην πέσουν και οι δύο. <laughs> Οπότε κύριε τα πράγματα πολύ χειρότερα Και να σε ρωτήσω ρε παρα ναι. ε, Έχω είδα έτσι όπως διάβαζα mm. για, τα, για τη σημερινή εκπομπή mm. Ότι υπάρχει μια, όχι ομοσπονδία Υπάρχει ένα μάζεμα κάποιων χωρών που ναι. λένε ότι είμαστε ουδέτεροι Ναι, κοίτα αυτό υπήρχε και παλιότερα από το κίνημα των αδεσμεύτων Δηλαδή αδεσμευτοί ήταν κάποιε χώρε που λένε εμεί δεν θέλουμε να παίξουμε με ανάμεσα, μεγάλη. ναι, είτε στο σοβιτικό μπλοκ, στο σοσιαλιστικό όπως θέλετε, είτε στο δυτικό μπλοκ τότε, στο καπιταλιστικό μπλοκ. Α το χαρακτηρίσει ο καθένα όπω θέλει. Οπότε στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου ήταν κάποιοι που λένε εμεί είμαστε είτε διάμεσα είτε δεν είμαστε. Σε όλε οι πύρου. Ε... Και υπήρχαν και μάλιστα προσεγγίσει και από διαφορετικέ πλευρέ. Δηλαδή υπήρχαν, α πούμε, η Ινδονησία, ξέρω εγώ, μια χώρα που είχε ένα δικτάτορα στιγμό και έσφαξε κόσμο και κοσμάκι εκεί. Ε, αυτοί λένε όμω, εγώ δεν είμαι με κανένα. Προσέξτε το αυτό για όσου ασχολούνται λίγο περισσότερο θέλουν να ασχοληθούν και τι και η Ινδονησία σήμερα. Λίγο, ενδιαφέρον, δηλαδή ο Πούτιν πήγε, πήγαν οι Ρώσοι όταν έγινε η σύσκεψη η Μεγάλη, ξέρω εγώ, τον Τζί στη... στην Ενδονησία. Πήγε ή δεν πήγε. και άμα πήγε πώς αντιμετώπισαν τη Ρώσια, τη δέχταν θετικά-αντικά. Σου λέω θετικά, γιατί ήθελα να παίξουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Τον ίδιο ρόλο θέλουν να παίξουν. Σου λέει Εμεί θα πάρουμε και με του δύο θα παίξουμε. Τώρα, ειδικά που έχει ξεσπάσει αυτή η κόντρα ανοιχτά, υπάρχουν πάρα πολλοί που παίζουν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, η Ινδία ήταν και τότε. Τώρα το ίδιο ρόλο δεν παίζει. Γιατί γιατί πολύ απλά κερδίζει περισσότερα. Ε, οι γείτονε, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλουν να παίξουν. Θέλουν. Θέλουν. Ο συγκεκριμένο θέλει να παίξει, ο Ερντογάν. Ε, και θέλει να παίξει, διότι πολύ απλά βλέπει ότι έχει να κερδίσει περισσότερα. Και εκμεταλλεύεται και το γεγονό ότι είναι με τη Δυτική Συμμαχία προκειμένου να αποσπάσει από τους δυτικού αυτή τη στιγμή περισσότερα και την ίδια στιγμή όταν παίρνει από του δυτικού μετά πάει στου Ανατολικούς και λέει κοιτάξτε έχω πάρει αυτά, θα μου δώσετε και εσείς κάτι έτσι παίζει και το παίζει καλά από ό,τι φαίνεται δικτάτορας, αυταρχικός, ολιγκαρκός ναι, αλλά αυτό το κάνει δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε δεν σημαίνει ότι το παρατηρούμε και το λέμε από το να κάθομαι να ακούσω τη τηλεόραση που λένε Καταραίει η Τουρκία τώρα Πόσα χρόνια καταραίει <σφυ> Δηλαδή δεν ξέρω ποιο, ποιο ήταν αυτό το κτίριο που καταραίει τόσα χρόνια Θα μπορούσε κάτι να καταραίει τόσα χρόνια από η Τουρκία Πραγματικά είναι απίστευτη Αν <σφυγλί> <σφυγλί> τα ακούς και λες εντάξει εδώ πέρυσι, αν θυμάστε, είχαμε ένα σεισμό τρομερό για να επανάληπτο με, με νεκρού, όχι 5-6. Μιλάμε για πολλού ναι, χιλιάδε νεκρού. Και λέγανε ότι πολύ. ήρθε η στιγμή τελικά και τώρα να καταραίει ναι. η οικονομία. Ε, ναι, δεν καταραίει. Το αντίστο, Μάλιστα, όταν λέγανε ότι κάποια κίνηση που είχε κάνει τότε με... που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το δανεισμό και παίζουν με το νόμισμά του. Ειδικά οι Δυτικοί να τον εγκλωβίσουν με αυτό και παίξαμε το νόμισμα και σου λέει τώρα θα σου κάνουμε τη, λίρα, τη τουρκική λύρα σκόνη. Οπότε εσύ πώ θα δανείζεσαι. Και πάει και του λέει, Ωραία, εγώ θα δώσω με εξαιρετικά ευνοϊκού όρου σε βιομηχανούς, σε οποίου στην πλέμπα θα δώσει. Εμά δηλαδή. Εγώ τοποθετώ τον εαυτό μου στην πλέμπα. Παραδείγματο χάρη, αυτό το λέω. Δηλαδή αυτό σαρκάζομαι πρώτα το καταλάβει το λέω κορυδευτικά. Λοιπόν, και λέει στου βιομηχάνου, Ελάτε εδώ, θα σα δώσω αέρα, θα σα δώσω διευκόλυνση, επενδύστε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα που γίνεται και έχει σχέση με αυτό θα πούμε λοιπόν από την ανάποδη τώρα που γίνεται το perfume decoupling δηλαδή η μεταφορά επιχειρεί τη μεταφορά της παραγωγής από την Κίνα στη Δύση ή στη Δυτική συμμαχία καλύτερα πίσω γιατί, γιατί η Κίνα με την παραγωγή που έχει στον παγκόσμιο καταμερισμό, Όπω τον έχουν τον είχαν κάνει οι Δυτικοί λέει θέλω περισσότερα και λένε όχι Λοιπόν, ε, τώρα που γίνεται η μεταφορά, οι χώρες αυτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί εκεί θέλουν να πάνε τα εργοστάσια. Δηλαδή, Αμερική. Λέμε τώρα, Τραμπ, Biden. Τι λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει, τα εργοστάσια που θα φέρουμε πίσω, θα τα φέρουμε στην Αμερική. Οι άλλοι λένε, δημοκρατική, δημοκρατικοί, όχι στην Αμερική. Θα τα πάμε στο Μεξικό. Θα τα πάμε, αν δεν θέλουν, στο Περού. Θα τα πάμε αλλού. Γιατί, γιατί. Τα εργατικά δικαιώματα είναι μηδενικά εκεί. Τα. Profit. Ναι, με, γνωστά. Για το λόγο που πήγαν δε. και στην Κίνα. Και θα φτιάξουμε και τι υποδομέ και τα λοιπά. Οκ. Okay. Λοιπόν. Και θα πει ο άλλο. Α, τώρα δηλαδή εσύ τι είσαι με τον Τραμπ. Δεν λέω ότι είμαι με τον Τραμπ. Αλλά άμα κάτσει και το ψάξει λίγο παραπάνω θα καταλάβει. Θα καταλάβει κάποιο τι συμβαίνει. Ποια κεφάλαια συγκρόνται μεταξύ του. Ποια κομμάτια του κόσμου συγκρόνται μεταξύ του. Δηλαδή θα πα στην περιοχή των Μεγάλων υμνών. Για είναι η περιοχή των Μεγαλύμνων και είναι που είναι πόλεις, το Μιλγουόκι, το Σικάγο έτσι. Λοιπόν, το Τιτρόιντ η έδρα της βαριά, βιομηχανίας mm -hmm. Αμερική Αμερικής η, η αυτοκίνητο βιομηχανία όλοι εκεί που δίνουν τις συναυλίες όπως ο Σπρίγκστην mm -hmm. bon, in the <laughs> <laughs> τώρα λίγο <laughs> <laughs> λοιπόν και αυτές τώρα οι πόλεις κυριολεκτικά κάποιες ρημάξαν κλείσαν τα εργοστάσια ο κόσμος Μαζικά μετανάστευσε από εκεί. Και ο κομμάτι αυτή τη μετανάστευση έπαιξε και το ρόλο στην κρίση των αξιών, ε, του real estate, η οποία προκάλεσε την παγκόσμια οικονομική κρίση στη συνέχεια. Για δείτε τα πώς αυτά τα πράγματα. Οπα, τι έχουμε εδώ. Δεν το ξέραμε. Ναι, ε, ναι, ούτε εγώ το ξέραμε. Μέχρι κάθισε και ασχολήθηκα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι αυτή, αυτό το κομμάτι λοιπόν το διαλυμένο κοινωνικά, το οποίο ναι, ήταν λευκή, αλλά δεν ήταν μόνο λευκή. Είναι και ότι υπάρχει στην Αμερική μέσα, στι Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, αυτό το κομμάτι επλήγει σε πολύ μεγάλο βάθμο. Και όταν σκάει η υποψήφια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Hillary Hillary Clinton, και λέει ότι εσείς είστε απόβλητα, είστε deplorable, είστε οι άθλη, είστε οι δεν ξέρω εγώ Πήγε σε μια περιοχή στη δυτική Βιρτζίνια που έχει τα ορυχία και του λέει: Ναι, θα τα κλείσω. Τη ρώτησαν τι θα κάνετε με τα οριχεία και λέει: Α, θα τα κλείσουμε, ρε παιδιά. Που το μέναν όλοι άνεργοι. Και αυτοί ήθελαν να την ψηφίσουν μετά. Τη που είναι μπράβο. Και μιλούσε για τεπλωρά. Δηλαδή, μιλούσα πούμε, για του άθλιου, μιλούσε για του απόβλητου. Και αυτοί είναι υποτίθεται οι προοδευτικοί. Αυτοί τι θα κάνουν μετά. Για πε, πόλεμο. Λέω: Πού θα πάνε, σε ποιου ανοίγει το δρόμο μετά. Σε ποιου ανοίγει, σε κάποιον τον δρόμο. Σε πολλού, λέω εγώ. Άμα παίξει κάποιο έξυπνα, θα το καταφέρει. ή μπορεί να το καταφέρει, αλλά τέλο πάντων κάτι έχει γίνει. Άλλο τι, θα, άλλο τι θα προκύψει τελικά σε όλα αυτά. Έτσι, μεγάλο δρόμο. Αλλά θέλω να πω. Ωραία, λοιπόν, οπότε από τον Ανάποδη, από αυτό που έγινε με την ανάπτυξη τη Κίνα, με την απόφαση που πήραν εδώ πέρα Η ισχυρή μετά την κατάρρευση των ελληνικών καθεστώτων να μεταφέρουν την παραγωγή στην Κίνα για πάρα πολλούς λόγους αλλάξε ο κόσμος αλλάξε ο κόσμος και αυτά που βλέπουμε είναι συνέπειες θα έλεγα της απληστίας τους της αλαζονίας τους δεν φτάνει που σας λιώσαμε εδώ γιατί και μέσα σε αυτά που τραβάμε τώρα όσοι τα τραβάνε κάποιοι έχουν βγάλει τρελά λεφτά πλώς είναι λίγοι Πολύ Περισσότεροι όμω νομίζω ότι η καθημερινότητά μα δεν είναι και καλύτερη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γι' αυτό και ξεκινήσαμε. Πούμε, με την παιδιά να μην πιάσουμε και τα υπόλοιπα. Έτσι, το μωτό είναι ίδιο. Τα αφήνουμε να ριμάξει, το τσαμπέ, σε εισαγωγικά τσαμπέ, αλλά τα αφήνουμε να ριμάξει. Και μετά, παιδιά, υπάρχει σωτηρία, θα τα δώσουμε σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίο μετά, μα πάτε να δείτε εκεί που έχουν εφαρμοστεί αυτά. Ε, για να σώσετε ένα νεφρό, πουλά το Κάπω έτσι. Ναι. Αν με ένα νεφρό αλλά θα είναι καλό Γιατί να με βγάλεις το, δεν έχει σημασία Στο στόσοσα. <laughs> λοιπόν τέλος πάντων Ναι κάναμε ένα μεγάλο κύκλο <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, Αλλά ναι. αυτό λοιπόν που έχει να κάνει με τους μεταξένιους δρόμου Είναι πως τέτοιες κινήσεις ε, Στο παρελθόν Αλλάξανε τον κόσμο Και τώρα πάλι με αυτή τη μικρή εισαγωγή που κάναμε, δεν ξέρω αν ήταν τόσο μικρή, ε, φαίνεται να αλλάζει. έχουν αλλάξει πάλι τον κόσμο. Όχι, φαίνεται. Όντω συμβαίνει. Και μέσα σε αυτό το πράγμα ανακαλύπτουν πάλι τη γεωπολιτική, γιατί η σταθερότητα που υπήρχε μετά την κατάρρευση των Ανατολικών Καθεστώτων και την μονοκρατορία τη Δύση στον κόσμο έχει πάψει να υπάρχει, γιατί πλέον η Δύση δεν είναι μονοκρατορία. Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ακόμα πάρα πολύ ισχυρέ. Περνάνε σαφώ μια κρίση, όλα αυτά, αλλά. Δεν είναι μονοκρατορία. Ήρθαν οι άλλοι και είναι εδώ. Οπότε ήρθανε και είμαστε αναγκασμένοι, ή άμα θέλουμε, ή τέλο πάντων να ζήσουμε με αυτό. Οπότε να δούμε και του όρου που θα ζήσουμε μέσα σε αυτό. Και αυτό είναι α πούμε για να ξεκινήσουμε μια προσέγγιση. Πώ έχουμε φτάσει σε κάποια πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, τι είχε γίνει στο παρελθόν, πόσα επηρεάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, θα, θα κάνουμε μια πολύ μικρή παύση. Ναι. Ε, να πούμε ότι από πίσω παίζει αντίστοιχη η μουσική ο ε, ο... Η μουσική, όπως λέμε, αν οι δρόμοι μεταφέρουν πολιτισμού σκουλουπού Βέβαια. Έτσι και η μουσική έτσι. παίρνει από παντού κομμάτια κάθε πολιτισμού Έχουμε βάλει πίσω ένα ωραίο χαλί Τα ακούσουμε πολύ η μουσικούλα Και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε έτσι ναι, ναι, Πιο ειδικά, ειδικά έτσι, ναι. από το παρελθόν και τα σχετικά mm. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την ε, μικρή θα έλεγα για, για το παρατρόλη εισαγωγή που κάναμε. Αφού δεν πήρε ώρα. Αφού δεν πήρε και πολλή ώρα η εισαγωγή της εκπομπής. Πάμε να πούμε για αυτούς τους περίφημους ε, δρόμους του μεταξιού. Ναι. Ε, να πούμε ότι προφανώς ε, μπορείτε να αναζητήσετε κι εσείς άρθρα κουλουπού στο διαδίκτυο βέβαια τα πράγματα που θα δείτε θα είναι μινιμαρισμένα στα wiki Εντάξει. και σε αυτά ναι. άμα ψάξει κάποιος μπορεί να βρει και περισσότερο ελληνικό πολύ ενδιαφέρον, πολύ χρήσιμο να το συμπληρώσει να μα συμπληρώσει, γιατί όχι λοιπόν εννοείται και να πούμε βέβαια ότι πλέον είναι κάτι το οποίο ε, έλαβε και τέλο, τυπικά με την έννοια τη αλλαγή στρατηγική. Δηλαδή το 21 μέσα στην πανδημία, η Κίνα ανακοίνωσε ένα άλλο project. Το οποίο ο δρόμο του μεταξύ, ο νέο δρόμο του μεταξύ, είναι κομμάτι αυτού του project. Γιατί αλλάζει η προσέγγιση, γιατί άλλαξε ο κόσμο, όπω είπαμε. Θα το πούμε στο τέλο αυτό. Γιατί έγινε και τι έγινε. Από τι διμερείς σχέσει περνάμε σε πιο πολυμερείς σχήματα. Δηλαδή από μία χώρα με την άλλη, Κίνα και μια άλλη χώρα, περνάμε σε μεγάλου σχηματισμού. Πιο πολυμέρειε. Ανταγωνιστικέ ανταγωνιστικοί μεγάλοι οργανισμοί σε ποιους, σε αυτούς που σε λέγουν δυτική αυτό σημαίνει ΟΚ okay. okay. παγκόσμια τράποδα, παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου παγκόσμιος οργανισμός υγείας παγκόσμια δεκυβέρνηση κάποιοι το ραρματίζονταν αυτό okay. Okay. αλλά ποιοι θα ήταν αυτοί υπεφωτισμένοι που θα μας κυβερνούσαν πάει αυτό λοιπόν, ωραία λοιπόν, ε... Όταν λέμε λοιπόν δρόμος μεταξύ γιατί πράγμα μιλάμε, καταρχάς μιλάμε α πούμε όχι για έναν δρόμο, δεν είναι ένας ο δρόμος. Πολλοί έχουν διάσεις μέσα σε χάρτη και σε σχέδια να πω ότι ο χάρτης είναι εξαιρετικό για όσου του αρέσουν. Εντάξει και για όσου δεν του αρέσουν το καταλαβαίνω, αλλά είναι εξαιρετικό για να καταλάβεις λίγο και την τοποθέτηση στο χώρο και να δεις ας πούμε και τις αποστάσεις, να δεις λίγο πολλά μεγέθη, σε βοηθάει το κλίμα. Να δεις ώρες που περνάει και περνάει, να δεις, ας πούμε... Τη γεωμορφολογία. Ναι, ναι, έτσι, και τι, τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, τι, τι λαού περνάει, τι πολιτισμούς ενώνει, τι... έχει πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, σε βοηθάει πάρα πολύ. Και να πούμε ότι ο παλιός δρόμος του μεταξύ ήταν ένα σύνολο δρόμων, που ονομάστηκαν αργότερα από τους δυτικούς δρόμους του μεταξύ. Φυσικά, η δυτική Εντάξει. είναι η σε όλα αυτά. Ακριβώς, λοιπόν, γιατί... Αυτοί τότε του ανακαλύψανε. Τότε υπήρχαν, δεν έχει σημασία. Τότε του ανακαλύψανε. Υπήρχανε δύο και χρόνια περίπου. Διόμιση. <laughs> στο πόσο υπήρχαν. Εδώ οι Αμερικοί ανακαλύψανε την Αμερική, λέει ο Χριστόφορο Κολόγο. Αυτοί ανακάλυψα, έλα. <laughs> <laughs> αυτοί <που> ζωσανε, <laughs> αφού δεν την ναι, και... εφήβρε. <laughs> ναι, ναι. Ήταν ηθοποιοί αυτοί. <laughs> αυτοί που ζούσαν και άστοι, <laughs> Αυτοί, ναι. αυτοί, αυτοί του βαπτίσανε μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Ε, δρόμοι του μεταξύ λοιπόν ήταν ένα σύνολο δρόμων, οι οποίοι πολλοί έχουν εντάξει πλέον και θαλάσσιους δρόμους. Και οι δρόμοι αυτοί ουσιαστικά ενώνανε την Κίνα, που ήταν τότε πολύ ανεπτυγμένη κυριολεκτικά. Ήταν σε σχέση με το δυτικό κόσμο πολύ μπροστά. Ε, είχε ήδη μια γραφειοκρατία εξαιρετικά ανεπτυγμένη όπω ήταν η Μανδαρίνη. Η γλώσσα του είναι η επίσημη γλώσσα που μιλάει ακόμα και σήμερα. Τα μανδαιρνικά είναι η διοικητική γλώσσα. Δηλαδή, ενώ εκείνα έχει πολλέ γλώσσε, διαλέκτου τη λένε όταν η γλώσσα πέφτει από το επίπεδο γλώσσα και πάει στη διάλεκτο και έχει τη μία γλώσσα. Okay. Λοιπόν, ε, που ναι. έχει επιβληθεί. Έχει επιβληθεί, ναι. Και μετά στη συνέχεια, ε, οπότε είχαμε εκει περα πάλι μια μεγάλη παραγωγή, γιατί ήταν ένα πολιτισμό πολύ ανεπτυγμένο, η αυτοκρατορία κινέζικη και ο οποίο παρήγαγε πράγματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη αξία στι άλλε χώρε, και γι' αυτό λέγω τα αμπεροβόντισαν, και στη συνέχεια παίρνανε ό,τι δεν είχαν αυτοί από τον υπόλοιπο κόσμο. Απλά πράγματα κλασικά του εμπορίου, τίποτα το τρελό. Το θέμα είναι ότι κυρίω εμεί ξέρουμε το χερσαίο δρόμο, του χερσαίου δρόμου. Δηλαδή, mm. παλιέ μεγάλε πόλει, άμα δει κάποιο α πούμε πόλει οι οποίε ήταν στο σημερινό Σιγκ δηλαδή το Σιγκ είναι εκεί που είναι η Ουγούροι σήμερα, οι Ουγγούρς. Σκεφτείτε και αυτό λίγο σήμερα. Γιατί οι Αμερικάνοι γενικά οι Δυτικοί έχουν κόλλημα με τους Ουγγούρους. Δηλαδή ενδιαφέρονται πολύ για την ανεξαρτησία τους, για την καταπίεσή τους και τα λοιπά. Κακός, όχι καλός. Με όλους τους λαούς όμως, όχι μόνο με αυτούς. Κάποιου άλλου έχουν πεταμένου δεν έχει σημασία. Αρκεί να είναι δίκοι μας. Αυτή είναι με τους άλλους οπότε τους στηρίζουμε. Λοιπόν, άμα δείτε τη γεωγραφική θέση που έχουν αυτή η περιοχή είναι το πέρασμα από την Κίνα στην υπόλοιπη Ασία και ειδικά στην Κεντρική Ασία. Αν λοιπόν αυτό το μέρος γίνει εξάρτητο και πάρει δυτική στροφή γιατί τους στηρίζουν αυτοί, τι έχει να γίνει εκεί. Μπλοκ. Και μεγάλο μπλοκ. Είναι λοιπόν ένα σημείο το οποίο από παλιά, από εκείνη την περίοδο Είχε εξαιρετικά στρατηγική σημασία και γι' αυτό και οι πόλεις που είχαν φτιαχτεί εκεί πέρα είχαν, ήταν ένα σταυροδρόμο πολιτισμό γιατί σκεφτείτε ότι περνούσαν από το σημερινό Καζακστάν, Κυριζία, όλες αυτές οι πόλεις μεγάλες που είχαν, οι Σαμαρκάνδι, οι μεγάλοι που ήταν <coughs> οι, τα βασίλεια τη κεντρική Ασία που ήταν τότε, η Περσία μετά συνέχεια, μετά από τον Κάφκασο περνούσε ένα κομμάτι, η μετά όταν έφτανε στην Ευρώπη έφτανε εδώ στα παράλια τα ανατολικά που είναι ο Λίβανος έτσι λοιπόν και μετά φυσικά Κωνσταντινούπολη Ιστανμπούλ λοιπόν η οποία γιατί ήταν στα σταυρόδρομη καταλαβαίνουμε όλοι γιατί περνούσε από την Ασία στην Ευρώπη όλα αυτά τα καραβάνια όλα αυτά οι εμπορικές διαδρομές περνούσαν από εκεί πέφτανε τα, οι φόροι ξεχνάμε ότι όπου ο εμποράς για να έχει την ασφαλειά του, για να ξεκουραστεί, άφηνε και πέντε χρήματα. Οπότε αυτά αναπτύχθηκαν. Έρχονταν από τι γύρω περιοχέ οι υπόλοιποι, πουλούσαν τα προϊόντα, αγοράζαν προϊόντα και τέρμα. Επίση τα προϊόντα σπανιότητα, δηλαδή το μετάξι, που θεωρείται, α πούμε, από παλιά ότι ήταν το ένδυμα τη αριστοκρατία. Οι της Ρωμαίοι το, το λάτρεψαν. Οι Ρωμαίοι, εντάξει, και πόσοι δεν το λάτρεψαν και το λατρεύουν ακόμα. Αλλά σκέψη ότι δεν ήταν εύκολο η καλλιέργεια με το τα κτλ. Δεν τα ξέρανε αυτοί αυτά τότε. Αλλά είπαμε ότι οι υπολοίποι ήταν βάρβαροι Δεν έχει σημασία ναι, ναι. Ονομάσανε βέβαια το, τους δρόμους ε, Η δυτική, Το ένας Γερμανός ε, ναι. Το δρόμο του μεταξιού Βέβαια αυτό που του ενδιέφερε πάρα πολύ Ήταν η πυρίτιδα και το χαρτί που είχαν ναι, και, και, και πιο παλιά Και πιο παλιά μετά με τα άλογα Και στη συνέχεια πυρίτιδα, χαρτί ναι. Πάρα πολλά γενικά έχουμε εδώ και μια λίστα Λοιπόν ε, Και στη συνέχεια η... Όταν λοιπόν η αριστοκράτη έπαιρνε τα προϊόντα τα ακριβά, σημαίνει ότι είχα πολύ μεγάλη υπεραξία. Οπότε σύμφερε κάποιον να κάνει αυτό το ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου μέχρι εδώ, γιατί ακριβώ τα κέρδη που έβγαζε ήταν και πολύ μεγάλα. Okay. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά του θαλάσσιου δρόμου, θα πω μόνο ένα. Ότι σκεφτείτε που περνούσαν τα πλοία για να, φτιάξουν, για να φτάσουν από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη. Μεσόγειο και πώς περνούσαν Από ποιες πέλους που σταματούσαν Δεν υπήρχε τότε δύο εργά της Σουέζου Κάπου σταμάταγες Μετά κάποιος τα μετέφερνε Τα παίρνανε από τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσόγειο Και τα φέρνανε στη Δύση Πού σταμάταγες όμως στην Πού Αφρική σταμάταγες. κάπου Στην Λιθερά Σταμάταγες ή σταμάταγες Το περισσικό κόλπο και τα μεταφέρανε από εκεί Αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένο Λοιπόν και ποια λιμάνια ήταν εκεί σημαντικά η ήταν σημαντικό λιμάνι από την αρχαιότητα. Καταλαβαίνω δηλαδή του πρακτικού λόγου που ήταν αυτό. Αλλά πέρα από τα προϊόντα που φέρανε, τι είχαν φέρει κιόλα. Τι φέρανε, κάτι που επηρέασε τον κόσμο, τη βουβονική πανόλη. Με ποντίκια που μεταφέρθηκαν από τα πλοία. Βουβονική πανόλη, το 1 τρίτο του πληθυσμού πέθανε Άστον, στην Ευρώπη, ή, ή τα 2 τρίτα. Ναι, πανδημίε τρελέ. Όχι τώρα. Μιλάμε για καταστροφή πλήρη. Αυτά κι αν το χάρτη και τον κόσμο. Και μέσα λοιπόν από αυτές τις επιδράσεις βλέπουμε ότι είχαμε και πολύ μεγάλα αρνητικά, πέρα από τα φυτικά. Και επίσης όσον αφορά ας πούμε, την Κεντρική Ασία, άμα δει κάποιος πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι πόλεις. Εμείς τους βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι κάποιοι πρωτόγονοι, Έτσι μας, μας παρουσιάζονται. Το τονίζω αυτό. Okay. Δηλαδή όσο ήταν στη Σοβιτική Ενώση, το Καζακστάν σήμερα. Σήμερα λέγεται Καζακστάν, τότε λέγονταν αλλιώ όλα. Λοιπόν, Κυργυζία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, τα σημερινά αυτά κράτη. Τα λέω επίτηδε για να γίνουν κατανοητά. Το Αφγανιστάν, πέρασμα. Το Ιράν, σήμερα η Περσία, δηλαδή. Σκεφτείτε ότι πολλέ από αυτέ τι χώρε ήταν κομμάτι τη Περσία. Μετά ο Κάφκασο που είναι σήμερα Αζερβαϊτζάν, Αρμενία. Λοιπόν, όλα αυτά τα μέρη ήταν περάσματα. Γιατί, Γιατί αυτά τα μέρη. Εκτός ότι παρήγαγαν δικά τους προϊόντα Αυτά τα μέρη ξεκίναγε ο δρόμος Παίρναγε από εκεί αμέσα από τα βουνά Από λίμνες, από ποτάμια Δείτε λίγο το χάρτη, έχει σημασία Πού είχε ερήμος Ας πούμε εκεί που λέγαμε πριν το Σιγγιάνκ Είναι η έρημος Γκόμπι Έρημος Γκόμπι Στην Κίνα Είναι όπως βλέπεις στο χάρτη της Κίνας στο... Θα κοιτάς δυτικά Δηλαδή αριστερά Λοιπόν και εκεί θα καταλάβει ότι είναι μια πολύ μεγάλη έκταση που για να την περάσει τότε με τα μέσα τη εποχή ήταν περίπτωση. Οπότε όπω και στη Σαχάρα που ήταν τα καραβάνια και γενικά όπου είχε τι ερήμου, έτσι και εκεί οι πόλεις που ήταν οι οάσει, οι πόλει αυτέ αναπτύχθηκαν πάρα πολύ και παίξαν τεράστιο ρόλο. Ε, πάρτε τη διαδρομή, δείτε τι οροσειρέ περνάνε. Το Παμύρ. Μιλάμε τώρα για οροσειρέ που ξεπερνάνε τα 3-4-5.000 5.000 μέτρα. Από πού περνάνε λοιπόν από περάσματα μεγάλα διαβάσει, τι οποίε όποιο τι έλεγχε είχε πολύ μεγάλα ωφέλη. Γιατί φοροδιώδια τη εποχή. Διώδια τη εποχή. Ναι. Και σίγουρα φτιάχνανε παντού pit stop, δηλαδή είχε παντού. Μπορούσε ναι. να τα πει και έτσι. Ναι, ναι, με φρέσκα άλογα. Έτσι, για να Σταματούσαν να... πανδοχεία να κοιμηθούν. Μετά πορνεία. Αυτά μην τα... μην τα παίρνουμε έτσι. Όλα είχαν τη σημασία του. Μετά είχε ναού. Θα είχε ναό μόνο για ένα όχι. Μόνο έχει και άλλο ναό. Ο πιο έξυπνο ήταν αυτό που είχε πολλού ναού από διαφορετικέ θρησκείε. Γιατί σου λέει Όλοι θα περάσουν από εδώ, όλοι θα αφήσουν κάτι. Ενώ αυτό που ήταν ένα, σου λέει Εντάξει, εμεί είμαστε αυτό, είχε τέτοια, αλλά σε φράγκα ήταν λίγο λιγότερο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο, ο πιο προσαρμοσμένο ήταν αυτό που είχε πολλού. Μετά, α πούμε, είχε ε, γλώσσε. Σκέψτε μου πόσου ανθρώπου, α πούμε, έπρεπε να ξέρουν διάφορε γλώσσε, τι οποίε μαθαίναν πρακτικά. Στην πράξη, δηλαδή μέσα από την επικοινωνία την καθημερινή πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τάλλη ότι είναι αυτό που φέρνεις και τα λοιπά σιγά σιγά φτιαχνόταν μία έτσι αποκτούσεις γνώσεις όποιος ήταν εκεί πέρα, οι οποίες γνώσει αυτές συνέχεια μεταδόθηκαν πέρα από τις αφηγήσεις, ιστορίες Μιλάμε τα έθιμα, το... τα ήθη. Μιλάμε yeah. τώρα για όλα αυτά που διήρξαν εκατοντάδε χρόνια. Αιώνε κρατήσανε. Και yeah. όσο οι δρόμοι αυτοί υπήρχαν, ουσιαστικά ξεκινάνε και διακλαδώσει παντού. Και βέβαια, με υπήρχε και ο προπομπό του που ήταν μέσα στην... στην Περσική Αυτοκρατορία, που ήταν αυτό που λέμε ο Περσικό δρόμο. Δηλαδή, να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Να... Δηλαδή, α καταλάβουμε που πήγε ο Λοιπόν, ξεκίνησε από τη... από τη Μακεδονία και έφτασε μέχρι. Το Πακιστάν το σημερινό. Τι καλά σε σύνορα. Λοιπόν εντάξει, ναι. και παντού γέμισε Ελλάδα. <laughs> <laughs> παντού είναι. <laughs> λοιπόν τέλος πάντων αυτός δεν πήγε τυχαία σε αυτά τα μέρη και οι πόλεις που ήταν χτισμένες εκεί δεν ήταν τυχαία χτισμένες. Λοιπόν ε, εμπορική δρόμοι υπήρχαν και παλιά και είχαν και πλούτο επειδή ήταν εμπορική δρόμοι. οπότε στο βαθμό αυτό Υπήρχε ένα κίνητρο να το κάνει, πέρα από τη φιλοδοξία. Γιατί εδώ παρουσιάζεται ότι ο ένα είχε μόνο φιλοδοξία και ότι είχε μόνο. Ο Αλέξανδρος δηλαδή, και ότι είχε μόνο τέτοια κίνητρα. Να, να διαδώσει το ελληνικό πνεύμα κατά έτσι αχλαμάρες ακόμα. Να εκπολιτήσει, τα έχουμε ξανακούσει ναι, ναι, ναι. αυτά. Λοιπόν, υπήρχε χρήμα. Υπήρχε χρήμα, υπήρχε και το ενδιαφέρον και και άλλου πολιτισμού και τα λοιπά. Με οποιοδήποτε τρόπο, ναι, αλλά θα είστε κατώτεροι. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά τα μέρη που πέρασε όλα. Εννοείται ότι ήταν εμπορική δρομή ήδη μέσα στην Περσική Αυτοκρατορία. Και διάβασα και μου είπε κι εσύ μου βεβαίω ναι. ότι οι Αμερικάνοι το περίφημο ταχυδρομικό του ε, δρόμο project που φτιάξαν που ήταν το τον αντέγραψαν από την Περσική Αυτοκρατορία. Ακριβώ. Μελετώντα ιστορικά ναι. και φτιάξαν το δικό του ε, ναι. Να μπορέσουν ουσιαστικά όλε οι πολιτείε να επικοινωνήσουν. Ναι, δεν ξέρω, τέλο πάντων, μια και για Αμερική άμα έχετε δει αυτά τα περίφημα Pony Express τα mm -hmm. θυμάσαι που ήταν ναι, έπαιρνε από το ένα μέρος στο άλλο όταν πήγαινε και περίμενε σαν σκήτα αλλοδρομία. γινότανε γινόταν του... του φορτίου που είχε ή του σάκου, του ταχυδρομικού περίμενε, περί από τη μία πόλη στην άλλη συνέβαινε αυτό okay. έκανε μια έχουν συνεβαινε αυτο Τέλο, πάντων εχουν τσεξει πολλά για αυτό αλλά πέρα από ζητήμα στη Στι πόλεις αυτές λοιπόν που αναπτύχθηκαν εκεί πέρα σκέψου τώρα ότι αυτή η σύνθεση που έγινε πολιτισμική παργάγε και εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα δηλαδή από ναούς, από στη γλυπτική, στη μουσική, σε φιλοσοφία ήταν πολύ μεγάλη η σημασία τους και και το 1453 τυπικά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία με την έννοια ότι τότε ουσιαστικά... Επειδή έπεσε η Κωνσταντινούπολη, γιατί το Βυζάντιο ήταν μια πόλη η οποία κράταγε ανοιχτό το δρόμο. Η Κωνσταντινούπολη τότε κράταγε γιατί έπεσε πολλά χρήματα <laughs> και, ναι. και κέρδιζε από αυτό. Στη συνέχεια, η Αθωμανική Αυτοκρατορία τον μπλόκαρε γιατί αποφάσισε να πάρει αυτή. Σου λέει, θα μα δώσει τώρα περισσότερα λεφτά. Έβαλε διόδια και σου λέει, δεν έχει. Ή θα δώσει αυτά που θέλει. Τέρμα. Τέρμα τέλειωσε. Αλλά θα αναλάβω εγώ ω ενδιάμεσο αυτό το ταξίδι. Αλλά μετά είχαμε και στην Κίνα εξελίξει. Οι οποίε εξελίξει παίξαν ένα καθοριστικό Κάποια στιγμή οι Κινέζοι ε, είπαν, Α ότι χρειάζεται να κάνουμε το γύρο του κόσμου να ψάξουμε. Γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν κάποιο γνωρίζει ότι έχουν φτάσει και στην Αφρική, φτάσει, είχαν φτάσει αποστολές, αποστολές, και στείλει αποστολέ, κανονικά αποστολέ, και του φέρανε πίσω και ζώα και προϊόντα και τέλο πάντων Όπω κάνανε λοιπόν οι Ευρωπαίοι οι οποίοι φύγανε και ανακαλύψα τον κόσμο και τα γυρίζαν πίσω βασιλιάδες τους, φέρανε προϊόντα και άνθρωπούς, έτσι κάνανε και οι Κινέζοι πιο πριν. Υπάρχει κάτι κοινό τελικά, ε. <laughs> Λοιπόν, ε, όταν λοιπόν πήγε λέει, υπάρχει, ναι, διαβάζοντα κάποια βιβλία, θα δει κάποιος, υπάρχει ένας μύθος που λέει, α σιγά λέει, δεν είναι τίποτα. Υπήρχε το θέμα βέβαια μια καμιλοπαρδαλή, Λοιπόν, και λέει, πήγαν λοιπόν στον αυτοκράτορα και τη λέει, ορίστε, φέραμε αυτή τη μεγάλη μα ε, ε, πορεία που κάναμε στην Αφρική, και φτάσαμε, ξέρω εγώ, μέχρι τη σημερινή Τανζανία, και φέρανε και ζώα πίσω. Και λέει, εντάξει, αυτά πολύ ενδιαφέροντα κτλ., αλλά δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Εντάξει, είμαστε. Δηλαδή, είμαστε πλήρει εμεί, γιατί είμαστε αυτοκρατορία του ουρανού, είμαστε αυτοί που τα έχουμε όλα. Κερδίζουμε ό,τι κερδίζουμε από το εμπόριο. Τέρμα. Αυτή είναι μια αφήγηση τώρα. Okay. Ήδη υπήρχε λοιπόν. και η Ινδία, ουσιαστικά τότε. Η Ινδία, λοιπόν. Η Ινδία ήταν και αυτή μέρο του περάσματος. Σκεφτείτε ότι λίγο υπάρχουν τα Ιμαλάια στη μέση. Ναι. Okay. Λοιπόν, ναι. τα Ιμαλάια δεν επεξεγέλασε. Δεν, όχι, δεν, περνά, δεν... Okay. δεν περνάνε τώρα. <laughs> ναι, τι είναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, υπάρχουν τα Ιμαλάια. Οπότε χώριζε όλο αυτό το χώρο αυτή η τεράστια όρος σειρά, η Γυγαντία. λοιπόν, υπήρχε όμως ε, άλλα κομμάτια του δρόμου, εμπορική δρόμου που περνούσαν από την νότια πλευρά από τα Ιμαλάια, οπότε σε αυτή τη διαδρομή την έλεγχαν οι Ινδοί γιατί, γιατί πολύ απλά περνούσε από αυτού, αναγκαστικά, δεν γίνονταν αλλιώς από αυτού περνούσε οπότε, σε αυτό, άμα δείτε που είναι μεγάλες πόλεις της Ινδίας φτιαγμένες, θα δείτε ότι είναι πάνω σε, σε του εμπορικού δρόμου. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πρακτικό το ζήτημα. Και ποτάμια και το κλίμα και πάνω στου δρόμου. Αυτοί θα αναπτυχθούν περισσότερο. Αυτοί θα αναπτυχθούν. Οπότε αυτό α το έχουμε στο μυαλό μα για να δούμε πώ διαμορφώθηκε ο κόσμο, πού χτίστηκαν οι πόλει. Οι μεγάλε πόλει τη Κεντρική Ασία που λέμε. Αν πα και τα δει στη Χίβα, α πούμε. Τέλο πάντων, πόλει που σήμερα είναι στο Καζακστάν, στο Ουσμπεκιστάν, που έχουν ακόμα εξαιρετικά μνημεία και κτίρια και στοιχεία του πολιτισμού του αξίζει να, κάποιο να πάει να τα δει. Πραγματικά δηλαδή, αν μπορέσει κάποιο να πάει, είναι... είναι πολύ ενδιαφέροντα από αυτή την άποψη. Ε, θα δει, α πούμε, μια ουσιαστικά περιοχέ που είχαν πολύ πλούτο να δώσουν. Δηλαδή είχαν και πολύ πολιτισμό να δώσουν. Προσέξτε, δεν κρίνουν εδώ αν είχαν βασιλιάδε που κόβαν κεφάλια. Αφήστε το αυτό. Δεν λέω ότι δεν μετράει και ο Τζέκη χάνει. Ήταν εκεί και του αλλάξει την πανεγίδα, άφησε τίποτα. Αλλά. Θέλω να πω ότι υπήρχαν αυτά ω δεδομένα, αλλά πέρασε και τα υπόλοιπα. Τα οποία πώς γίνανε ακριβώς με αυτή την ανταλλαγή ιδεών, ηθών, εθμών, προϊόντων. Όλο αυτό το πράγμα αυτό κάνει. Και εμεί τώρα με το ίντερνετ σήμερα. Και γενικά, με όλα αυτά τα προϊόντα δεν έχουμε επηρεάζει, δεν έχουμε. Έχει αλλάξει η ζωή μα. Τι λέει. Ε. Ε, ευώ... Σκεφτείτε τώρα όμω αυτά να γίνονται, δηλαδή να μπούμε λίγο. Λίγο. Μια μυρωδιά να πάρουμε. Να είσαι εκείνη την εποχή, πόσο open mind ήταν κάποιος ο οποίος έκανε ταξίδι σε ένα μέρο αυτή τη διάδρομη και πήγαινε σε πόλεις πόσα καινούργια πράγματα έβλεπε και πόσο ένας που ήταν στατικός στην περιοχή του. Και είχε τις εικόνες αυτές που είχε. Μα ήταν όλα καινούργια ναι. για αυτόν που έκανε το ταξίδι. Και σύντις διάβαζα έναν τύπο ιστοριογράφο, δεν θυμάμαι τον λένε, που έλεγε ότι... Άμα βάλετε στο μυαλό σας πως είναι να ναι. ζούσε πριν από χίλια ή δύο χρόνια ότι ήσουν στην επαρχία σου κάπου ναι. που σε κά... κάτω από κάποια αυτοκρατορία και δεν ήξερες αν σε μία εβδομάδα σκάσουν κάτι τύποι που δεν είχες ξαναδεί πανοπλίες. Ε, σα... Δηλαδή ναι, είναι ναι. κάτι που δεν γνώριζες πέρα από κάποιες χιλιάδες ε, χι... Λε... ή πέρα από τους εμπορικούς δρόμους. Έτσι που... Ήταν κάτι γνώριμο, όχι, το είχαν εμπορευτεί αυτοί. Εκτός από τους εμπορικού δρόμους δεν γνώριζαν κάτι άλλο. Όχι. Έ, έσχα γίνασαι με... Σχιστά μάτια, α το πούμε, και έκανε την επέλασή του προ τι γόνιμε παιδιάδε που ζούσε ο κόσμο. Από καινούριο εχθρό. Από πού είναι αυτοί, οχ, έχουν φωτιά στα βέλη. Δηλαδή, ήτανε, πραγματικά γνώριζαν τον κόσμο έτσι είναι. εκείνη τη στιγμή όμω. Έτσι είναι, και μην ξεχνάμε, α πούμε, ότι ε, όλε αυτέ οι απελάσει που γίνανε από φυλέ, από νομαδικέ φυλέ κυρίω, ε, ακολούθησαν αυτού του δρόμου. <laughs> Σου λέει η, πόλη, η επόμενη πόλη είναι αυτή. Πάμε, θα παραδοθείτε ή όχι. Για αυτό φτάσαμε στην ναι, Κωνσταντινούπολη. Ακριβώ, <laughs> λέει. Παραδενόμαστε. Εντάξει, σα χαρίζουμε, <laughs> κόβουμε δέκα κεφάλια. Άμα δεν παραδείνονταν, μετά ένα βουνό έμενε από κεφάλια. Για παραδειγματισμό στου επόμενου. Κοίτα, τι γυναικοί, οπαδόστα. Και πάμε, και πάμε, και πάμε. Και συνέχισαν, από εκεί ήρθανε. Ή από τα μέρη που είχαν, από τη ΣΤΕΠΑ, ξέρω εγώ, ανάλογα από του τους, τους βόλευε. Αλλά οι πόλει που εκεί, υπάρχει ένα εξαιρετικά ευρύ δίκτυο και οι αυτοκρατορίε που εκεί πέρα, ήταν ακριβώ γιατί πέρα από τι ίδιε τι περιοχέ, με αυτά που παρήγανε, α σκεφτούμε λίγο και το κομμάτι ότι ελέγχεις ένα δίκτυο. Άλλωστε σήμερα η μεγάλη σύγκρουση γιατί γίνεται, Για τα δίκτυα. Η Εμένη, μπάμπελ χούτι και χούτι. Ποιοι χούτι, τέλο πάντων. Λοιπόν, okay. α μην περνούσε από εκεί η οδό και ποιοι χούτι, άσου εκεί σου λέει να τρώγονται να είναι Θα είχαν αυτοί, όπλα. αυτοί όπλα. Τίποτα. απια όπλα. Α το καλύτερο να μην συζητήσουμε. Απλά. Αλλά είναι η, η εμπορική οδοί. Ναυτιλίας ναυτιλίας Η άλλη σου λέει εμεί ανταγωνιστικά. Ξεκινάμε να φτιάξουμε χερσαίου δρόμου. Έχουμε το know-how και θα παίξουμε. Μπάλαμε αυτό. Γιατί είμαστε και χερσαίε δυνάμεις. Οι άλλοι είναι άλλε. Αυτά τα πούμε μετά όμω. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω όμω είναι ότι οι χώρε, λοιπόν, οι αυτοκρατορίε που εκεί, πέρα από τα δικά του, από τι δικέ περιοχές περιοχέ που ελέγχανε και τον πλούτο που αποκομίζαν από εκεί, ήταν και ελέγχοντα, έτσι από αυτά που βγάζανε ελέγχοντα αυτού του δρόμου. Οπότε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τη σημασία που είχε να ελέγχει αυτό το μοναπάτι και πώ αναπτύχθηκαν. Είπαμε, πάνω από τα Ημαλάια πηγαίναμε την Κεντρική Ασία, ήταν αυτέ οι περιοχέ. Κάτω από τα Ημαλάια, κόλπο Βεγγάλης, εκεί που είναι το σημερινό Μπαγκλαντέ, α το καταλάβουμε, περνάει από τη βόρεια Ινδία ο δρόμο, ο Χερσαίο λέμε, ναυτικό Χερσαίο. Και μετά φτάνει εκεί που είναι το Πακιστάν και πάλι ανέβαινε βόρεια και ξανά μέσα από την Περσία. Okay. Δηλαδή α ναι. το σκεφτούμε αυτό Όσον αφορά την Ινδία μεγάλη ιστορία Αλλά μην το πιάσουμε γιατί ανοίγεις... ανοίγουν άπειρα πράγματα ναι. Από πού δέχτηκε η Ινδία τις περισσότερες σε εισαγωγικά εισβολέσιμοι Από τα βορειοδυτικά Από τα βορειοδυτικά Γιατί, μεγάλη κουβέντα γιατί Γιατί η Ινδία είναι μια μίξη πολιτισμών έτσι. Ναι, Έχει ναι. και μουσουλμάνους και Ινδουιστέ, Έχει από όλα και βοηθιστές αλλά λιγότερο Και ναι. πλέον είναι και ε, πολυπληθέσαι, ε, πολυπληθέσαι η Για χώρα Για πλάκα Ω, Ξεπέρασε την Κίνα ναι, από, ναι, πέρυσι? Ναι, ναι. από πέρυσι Από πέρυσι νομίζω είναι. τους ξεπεράσαν ναι, ναι. Ναι, ναι. Καλά με τους ρυθμούς ναι, που πάνε δε... είναι. Ναι, αλλά... Δεν ξέρω αν έχουν και τα στοιχεία Τους είναι τόσο direct Αλλά τους ξεπεράσανε ναι. Εύκολα μπορούν και περισσότεροι ακόμα από όσο δηλώνουν Αυτή Γιατί δεν μπορούν να μετρηθούν ναι. Αυτό θέλω να πω Ενώ οι Κινέζοι νομίζω μετριούνται Ναι και γι' αυτό το λόγο ας πούμε όσο πήρχαν αυτή οι δρόμοι λοιπόν να επανέλθουμε ε, αναπτύχθηκαν οι πόλεις κύριες εκεί οι άλλες πόλεις τα λιμάνια που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια μετά το 1453 ήταν εξαιτία των δυτικών όταν φτιάξανε τους εμπορικούς τους σταθμούς Okay. Και ζητήσαν από τι τοπικέ αρχέ από το μαχαραγιά τη περιοχής π.χ. στην Ινδία ή οπουδήποτε ήταν, όπου δεν του έπαιρνε, όπου του έπαιρνε πέφτει μιστολιά και τελείωσε. Θα το κάνουμε εδώ, όπου δεν τι έπαιρνε. Οπα να τα βρούμε να κάνουμε, θα σα φέρουμε, θα κερδίσετε όλοι, θα κερδίσουμε όλοι win win αυτά τα ωραία. Λοιπόν, φτιάχναν ένα εμπορικό σταθμό, αυτή μετά τα εμπορική σταθμή, ακριβώ επειδή έπαιρνε χρήμα, αρχίζει και μεταφέρω τα προϊόντα έρχοντα καινούρια. Αναπτύχθηκαν και γίνανε οι επόμενε πόλει. Αλλά αυτό, είπαμε, ε, άρχισε να δημιουργείται όλο αυτό το δίκτυο το νέο, αφού έπεσε η πόλη από εκείνη την περίοδο περίπου. Να το πούμε έτσι. Γιατί, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο αυτό. Από το 14ο αιώνα. Εκεί, τον 15ο αιώνα. Πούμε, να, το, να το βάλουμε λίγο περίπου, χοντρικά, να το έχουμε κάπω κάπως ε, τέτοι, Γιατί αυτό τι έκανε η πτώση, γενικά το κόψιμο του δρόμου ανάγκασε τους Ευρωπαίους να αναζητήσουν νέες οδούς. Δηλαδή, τι λέει ο Κολόμπος? Θέλει να φτάσω πάλι στην Ινδία. Okay. Και γιατί στην Ινδία, για τα Μαχαρικά. Αλλά τέλο πάντων, και όχι μόνο, αλλά και τα Μαχαρικά. Λοιπόν, και λέει, είδε στο φαΐ, τη σημάσια έχει. <laughs> Ένα λίγο <βασικό> πιπεράκι, <laughs> λίγο μοσκοκάριδο, <laughs> παστίτσια χωρίς βορθό. <laughs> Αυτή είναι η ζωή. <laughs> λοιπόν... Ε, Α το σκεφτούμε λίγο αυτό. Λέει, θα ξεκινήσουμε λέει Αφού μας κλείσαν το δρόμο οι Οθωμανοί, ωραία, και μα ζητάνε πολλά λεφτά στα διόδια, και δεν μπορούμε να τις κερδίσουμε στρατητικά. Δεν έχει παλιά και νέα εθνική να παρακολουθήσει. <laughs> δηλαδή, κλείσανε το δρόμο κυριολεκτικά, ήταν και τότε πολύ ισχυροί. Ήταν. Πολύ ισχυροί. Είχαν, είχαν πάρει αμπάριζα όλου Οπότε, στο βαθμό αυτό που ήταν τόσο πολύ ισχυρή, απαιτούσαν κιόλα. Σου λέει: Αν να χρησιμοποιήσει το δρόμο, φύλλο θα πληρώσει πολλά λεφτά. Οπότε, χρησιμοποιώντα αυτό, σου λέει: το ήσουσαν, το okay. Όσοι το χρησιμοποιούν, που ήσασταν οκ Όσοι, τραβά αλλού λού. Κάντε το γύρο του κόσμου. Και ξεκίνησαν λοιπόν οι άλλοι να κάνουν το γύρο του κόσμου. Ναι, Έτσι, ο... γι' αυτό. Ο Μάρκο Πόλο, γι' αυτό ξεκίνησε. Ο Μάρκο Πόλο είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία. Μην, μην πάμε στο Μάρκο Πόλο. Σε αυτό το θέμα. Ο Μάρκοπούλε είναι κάτι άλλο. Ο Μάρκοπούλε είναι βενετή. Βενετή που αναπτύχθηκε το εμπόριο του. Κυρίω στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί, που είπαμε ότι σταμάταγαν τα πλοία, υπήρχε δύο οριά του Σουέζ Όχι. Όχι, Άρα, ανατολική Μεσόγειο okay. Πού ήταν εκεί, οι Άραβες mm. Οι Άραβες γιατί είναι πάρα πολύ γνωστοί, εκτό από το Ισλάμ. Και μουσικέ και τα λοιπά διάφορα. Του Αργυλέδε και λάμπε. Τα Τα καραβάνια λοιπόν, τα, λοιπόν, τα μπορικά καραβάνια. Γιατί ξέρανε καλά να μεταφέρουν τα προϊόντα μέσα από πολύ ε, δύσκολες. δύσκολες συνθήκες από εδάφη νομαδικά πολύ δύσκολα. και αυτοί. βέβαια ονομάδε. και αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική τους οργάνωση ήταν τέτοια δηλαδή το νερό στους Άραβες δεν μπορεί να είναι κτήσι ενός είναι της κοινότητας οποίο το παραβαιάσε αυτό τελείωσε γιατί σου λέει το έχει εσύ θα πεθάνουν όλοι από τη δίψα άμα σε να σου κόψει και πεις δεν το δίνω σε κανένα δεν νομίζω και το περάσαν και στη θεσκεία τους αυτό. Πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Οι Οάσεις. Ξέρει ο άλλος... από τον ουρανό... ...να προσανατολίζεται μέσα στο χάος της ερημού. Ξέρει πώς να κινείται τη μέρα... ...ξέρει πώς να κινείται τη νύχτα. Ξέρει πότε να σταματήσει και τα λοιπά. Ήταν κρίσιμη λοιπόν για τη συμπεριοκή εσοδού. Ε βέβαια. Είναι σαν να έχει σήμερα... ...πώς πάει να πλειω σε ένα λιμάνι... ...και μπαίνουν κάποι για να περάσουν ή στον Παναμά, α πούμε, που περνά στη δύο, αν έχετε δει, χωρί αυτού δεν μπορεί να τα περάσει. Αυτοί λοιπόν κερδίσαν από αυτό. Αναπτυχθήκανε και επηρεάστηκαν και από του άλλου λαού που ήταν. Δηλαδή, α σκεφτούμε λίγο, προσέξτε το κλίμα. Τώρα, γεωγραφία. Μεγάλε έρημοι. Δεν μπορούσε άλλο τρόπο να περάσει. Οπότε, οι κάτοικοι αυτό των περιοχών αναλαμβάναν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα το περάσουμε εμεί, παιδιά, για εσά. Αλλά με το αντίτιμο. Okay. <γλυκάς> ε, βέβαια. <γλυκάς> Εμεί <μήνυς> τα τελείωσαμε. <γλυκάς> και φτιαχτήκανε και αντίστοιχε πόλει σε αυτά τα μέρη. Η Βενετή, λοιπόν, ήταν η ευρωπαϊκή δύναμη αυτή που έπαιξε ρόλο στη μεταφορά των προϊόντων από την Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου εκεί ξεκινάει και ένα άλλο δρόμο από τη Βόρεια Ιταλία. Κυρίως και έφτανε. Μέχρι την Αγγλία. Ναι, αλλά κυρίω στη Φλάνδρα. Δηλαδή περνούσαν τις Άλπεις, το ε. πέρασμα των Άλπαιων. Άλλη μεγάλη ιστορία. Mm -hmm. Φαντάζομαι και λέμε για η Μαλάια τώρα. Ποιο πέρασμα των Ιμαλαίων. Τίποτα. Λοιπόν, οπότε έχει και αυτό τη σημασία του. Η Βενετή, λοιπόν, μέσα από τα πλοία αυτών και όχι μόνο και των μικρών δημοκρατιών τότε υπόλεων κρατών τη Ιταλία, μεταφέρθηκε η πανόλη από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Για φανταστείτε τώρα να έρθει μια πανδημία και να ξεκινήσει. Λέγανε για Ιουχάν. Τέλο πάντων. Από τα πλοία που γυρίζει όλο τον κόσμο. Ξεσπάει σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη λεπίδρα και εμπορεύματα, και μέσω των πλοίων έρχονται αυτά. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Τέλο. Τώρα με τα αεροπλάνα μεταφέρθηκε. Ειδικά Άσως. τώρα που υπάρχουν και κάποιοι οργανισμοί, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Καλά τώρα, αυτά μα το πιάσουμε α ναι, με ναι. τι φαρμακοβιομηχανίε. Yeah. Yeah. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι, ναι. Αλλά... Σε αυτό το κομμάτι που λέμε, α σκεφτούμε λίγο τι έγινε και τι, πόσο μετέβαλε όλη την ιστορία την Ευρωπαϊκή. Και όχι μόνο, και την παγκόσμια κάθε συνέπεια. Ουσιαστικά, ναι. ναι. Δηλαδή, οπότε ας καταλάβουμε λίγο σε κάθε περιοχή τι ρόλο έπαιξαν οι λαοί, γιατί είχαν τη σημασία τους σε αυτά τα πολύ μεγάλα δίκτυα. Είδαμε, οι Άραβες είχαν αυτό, στην Κεντρική Ασία είχαν το άλλο. Κάποιος θα σκεφτεί, καλά ρε παιδιά, δεν υπήρχαν Χαμό γίνεται απουλιστέ. Όπω υπήρχαν και πειρατέ στη θάλασσα. Φούληστε, ολόκληρα χωριά, ολόκληρα ε, μέρη ζούσαν ακριβώ από αυτό. Ουσιαστικά κάποιοι φόροι που επιβλήθηκαν ήταν ότι δεν μπορούσαν να το σταματήσουν οι άλλοι. Αλλά μετά αναγκάστηκαν να φτιάχνουν λοιπόν στρατού μισθοφόρων, του οποίου του έβαζαν για να συνοδεύουν τα καραβάνια. Οπότε, όταν πήγαινε λοιπόν σε μια περιοχή, σου λέει, θα με πληρώσει γιατί σου εξασφαλίζει και ασφάλεια. Αλλιώς Σε αφήνω, μπορείς να περάσεις Αλλά Κάποιος δικός μου πολύ πιθανόν Όπως συμβαίνει και σήμερα Για κάποιος να ρωτήσει τι συμβαίνει στη Λιβύη Για άλλα πράγματα Λοιπόν ε, Σου λέει πιάστος αυτούς Δεν έχουνε κάλυψη Θα λένε αυτοί έχουμε κάτι δικού μας Καλά στο καλό, φερτά όλα Όπω είσαι. Να ρίξω ναι. κάτι παραπάνω. Πήχε, οκ, Απλά τα παρουσιάζω ναι, όσο ναι, ναι. πιο κοντινά στην πραγματικότητα γίνεται, χωρί μυθεύματα και χωρί να δώσω τρελά στοιχεία τώρα. Θα μπορούσα να αναβιάσω κάποια στοιχεία, αλλά δεν ξέρω αν έχει καμιά σημασία σε αυτά. Μπορεί να τα βρει κάποιο άλλο. Προσπαθώ να περιγράψω λίγο τη συνθήκη. Όταν φτάσουμε στο σήμερα, θα το πάμε λίγο πιο χαρκό. εγώ ήθελα να σου πω ότι. Μετά, π το 1300, ναι. ε, μετά το 1300 μετά το 15ο, ναι. ε, αρχίσαμε να γίνονται με πλοία οι διαδρόμου. Η Πορτογκαλική και Σπανία, γιατί εφόσον είπαμε. Κάπω τι λέγανε. Ναι, ήταν ο αρχίσανε να γινονται με πλοια οι διαδρομές η Πορτογαλία και Ισπανία ναι, ήταν και εκεί. Okay. Με τον Παπα χωρίστηκε. Αυτό ήταν άλλο. Πώ χωρίστηκε. Είχαν ήταν, χωρίσει. Θα πάρει ναι... στη μισή γη και. <laughs> ναι, ναι. ναι. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, Κάπω έτσι. Το διάταγμα τίχρο. του πάπα ήταν αυτό. Τέλο πάντων, λοιπόν, πήγανε για να βρεθεί ένα συμβασμό με του Πορτογάλου και του Ισπανού. Ναι, ναι, ναι. ναι, λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτή όμω, αφού ήταν οι δρόμοι οι θαλάσσιοι, Ατλαντικό. Ναι. Άρα, από εκεί. Ήταν η Ισπανία ισχυρή χώρα πολύ. Η Πορτογαλία από αυτό ζούσε. Δεν μπορούσε να κάτι άλλο να κάνει. Φύγανε λοιπόν και λυπάμαι. Που ξεκινήσανε Αφρική, γιατί είναι από κάτω. Πάρακτη και προχώρα. Ναι. Πάρακτη και προχώρα. Και τελείωσε. Ε, το να περάσει τον Ατλαντικό ήταν τεράστιο θέμα. Και πολύ χρήμα. Έπρεπε να στα δώσει κάποιο ισχυρό. Πήγε λοιπόν στην Ισαβέλα και τον Φερδινάνδο, τους βασιλείς τότε τη ε, Ισπανία. Λοιπόν, ε, ήταν και πασίγνωστοι γιατί μόλι είχαν διώξει του Άραβε. Από κάτω, από τον νότο. Λοιπόν, οπότε τότε αυτοί είχαν κάνει την ενοποίηση με την επανάκτηση που κάνανε. Λοιπόν, και λένε το χρηματοδοτούμε γιατί αυτός που είχε προηγηθεί είχε πάει και σε άλλους και στους Πορτογάλους. Στο τέλος πάντων είχε πάει και είχε ζητήσει και άλλο χρήματα. Δεν του δίνω, λέει, θα τα δώσουμε εμείς για να διαδώσει και το... Και στο όνομά μα κτλ. Εμεί είμαστε εδώ πρώτη. Σημαία στη Σελήνη. Εμεί είμαστε. Όχι ο κόσμο. Ένα βήμα για την ανθρωπότητα. Να, ένα βήμα ναι. για το United States. χάσει <χάσε> τώρα την ανθρωπότητα. <χάσε> λοιπόν. Παθαίνω το σημαίακι του, λέει. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, Δυστυχώ δεν μπορούσαν οι Σοβιετικοί γιατί δεν πατήσαν. Απλά ε, ναι. βγήκαν πρώτοι στο. Βγήκαν. Ναι. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω ναι. πώ και. Δηλαδή, συμφέρει περισσότερο αυτή η κάνουν να την κάνουν στο τέλο. Ε, από το να φτιάξει μια τεράστια σειροδρομική έτσι, κατάσταση. Λε για το σήμερα τώρα. Ναι. Ναι. Καταρχά, να θυμηθούμε πόσα project στο ενδιάμεσο τώρα διάστημα, πριν φτάσουμε, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό χρονικό από τότε, από τον 15ο αιώνα και φτάνει μέχρι τώρα, πρόσφατα. Πάμε ωραία. σε αυτό καλύτερα. Δεν λοιπόν, λοιπόν, στο τέλος, ωραία, τώρα. Αυτό το κενό ήταν πόσε ευρωπαϊκέ χώρε θέλανε να φτιάξουν δρόμου Χερσαίους που δεν ήταν καλοί στο ναυτικό. Α, που δεν ήταν καλό. Όχι, Γερμανοί. Πηγερμάτες. Ο συνδυρόδρομος μέχρι τη Βαγδάτη Υπήρχε το Orion Express Που φτάνει Κωνσταντινούπολη mm. Αλλά ο συνδυρόδρομος έφτιαχνε μέχρι τη Βαγδάτη okay. Και μετά κατέβαινε και πιο κάτω Πήγαινε Βασόρα και τα λοιπά στον Περισικό Κόλπο Περισικό Κόλπο Τι γλιτώνουμε από εκεί Στενά που ελέγχουν οι Άγγλοι Τη διόρυγα του Σουέζ και οι Γαλλοί Θέμα. Θέμα Δεν θα μας κάνουν κουμάντο τόσο πολύ και τι έγινε γι' αυτό, Θα πάμε εμεί εκεί, λέγαν οι Άγγλοι. Αφού πάτε να περάσετε εσύ και θα πάμε. Θα μα πληρώνετε. Δεν έχει. Συν τι πλητοπαραγωγικέ πηγέ που ανακαλύφθηκε μετά το πετρέλαιο. Ας το αφήσουμε αυτό με το πετρέλαιο. Μετά για το πετρέλαιο έγινε χαμόστα, Σε ένα τορμούς Το Μπαμπελ Μπατέ πάλι. Η διόρυγα του Σουέζ. Ολόκληρο το πετροδολάριο. αλλά έχουν τη σημασία του όλα. Δηλαδή, θέλανε κάποιοι να αναβιώσουν τον δρόμο. Πώ θα θέλανε. Γιατί, γιατί το, το, το, το, τον έλεγχαν οι ναυτικέ δυνάμει, που κυρίω ποιοι ήταν οι Αγγλοσάξονε. Από ένα σημείο και μετά παλιά ήταν οι Ισπανοί, με του Πορτογάλου. Μετά συνέχεια ακολούθησαν, μπήκανε και οι Ολλανδοί. οι Ολλανδοί σίγουρα. Μπήκανε μετά και οι Γάλλοι. Έγινε το πανηγύρι των τρελών μετά. Λοιπόν, αλλά μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Έτσι δηλαδή κι άλλοι θέλανε. Να τον αναβιώσουν Και είναι εντυπωσιακό ότι ο δρόμος αυτός Αναβιώνει τώρα από την άλλη πλευρά, όχι από τη Δύση Από την Ανατολή Οι Κινέσοι δηλαδή τον αναβιώνουν Γιατί σου λέει Έχουμε παραγωγή, έλατε να ψωνίστε Και επίσης έχουμε και μια μεγάλη αγορά Έλατε να πουλήσετε Αλλιώς μείνετε με τα δικά σα. Είναι πολλά το 1 διστρακόσα Δεν είναι ε, Έχει μια σημασία Είμαι. Είναι Είναι Λοιπόν, οπότε ο παλαιός δρόμος του μεταξύ λοιπόν ξεκίνησε, ε, τελείωσε ας πούμε το, εκεί γύρω στο 15ο αιώνα, διαμόρφωσε όλο το χάρτη των περιοχών αυτών, δημιούργησε πόλεις, έγιναν πόλεμοι γι' αυτό, έτσι, έγιναν εκατοντάδες πόλεμοι εκεί. Μα και γινόταν. συνέχεια διαμόρφωσε όλο τον, ναι, κόσμο, αφού όλο τον για, κόσμο για να βρουν τρόπους, ουσιαστικά... Και η λήξη του ανάγκασε λοιπόν τους Ευρωπαίους να ψάξουν να βρουν άλλε οδούς που δεν τους ελέγχουν οι Τούρκοι προκειμένου, γιατί δεν μπορούσαν να τους νικήσουν στρατιωτικά ε, το τονίζω αυτό αν μπορούσαν να τους νικήσουν στρατιωτικά τότε θα το έκαναν όταν το κατάφεραν αυτό είχαν βρει πρώτον ήδη τους άλλου δρόμου και δεύτερον χρησιμοποίησαν okay. το χρησιμοποίησαν δηλαδή πένανε, κάνανε ειδικέ εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να τους ε, να είναι ευνοϊκές φούλια αυτούς Ήταν τότε που Αρχίζει και ονομάζονταν ο Μεγάλο Ασθενή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά θέλω να πω επειδή είναι λοιπόν σε αυτό το κομβικό σημείο γεωγραφικά που έπιασε τα περάσματα, δηλαδή σκεφτούμε τι έπιανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μεγάλη τη έκταση και που κράτησε πολύ. Από την Περσία. Καύκασο, ως... Κρυμαία, άρα ό,τι ερχόταν από πάνω και το ελέγχει. Ναι. Ναι, ε, στενά, Βοσπόρου, τέρμα, Ασία, Ευρώπη, το ελέγχει. Δύο ρίγα σου ε, Τα στενά εκεί, η Αλεξάνδρεια. Αίγυπτος, τα ελέγχει. Είχε φτάσει μέχρι τη μέση τη Μεσογείου. Για το σκεφτούμε αυτό, τι σημαίνει. Βάλτε τώρα να δείτε αν κάποιο το ελέγχει αυτό, τι σημαίνει. Σημαίνει πολλά. Και δεν μπορούσαν, επαναλαμβάνω, στρατιωτικά να του χτυπήσουν. Ε, τα μεγάλη δυο δύο-δύο φτιαχτήκαν. Οπότε δε. σου λέει, ναι, ή θα με πληρώσει ή τέρμα. Ωραία, λέγανε άλλη άλλοι τέρμα. Είστε και, δεν είστε και ομόθρισκοι και τα χρησιμοποίησαν τα δικά του. Λοιπόν, και λέει τέρμα, θα πάμε να ψάξουμε να τα βρούμε. Γιατί δεν θα του πληρώνουμε πανάκριβα. Το χρησιμοποιούσαν. Επαναλαμβάνω, δεν σταμάτησα. Αλλά δίνει πανάκριβα πανά, και λέει ο άλλο: Δεν θα του ασκάω. Να ψάξω να βρω μόνος μου. Και το κάνανε. Το κάνανε. Και από αυτό που βρέθηκε μετά, γιατί δεν το κάνανε όλοι, είπαμε ποιοι. Από, από αυτό που βρέθηκε μετά, όταν είδαν τον πλούτο οι υπόλοιποι, οι Άγγλοι, που μεταφέρονταν στι Ισπανικέ γαλέρε και στα Πορτογαλικά πλοία. Λέει τι θα τα αφήσουμε αυτό έτσι Φτιάξε το Drake Φτιάξε τους πειρατές Να τελεηλατούμε Και μετά θα πάρουμε εμείς τη θέση του. Και ξεκινάει επίσημο. ναι Άλλη ιστορία εκεί Που έχει να κάνει με τον περίφημο Ρίκο, Ερικό εδώ, Τον 8 Τέλο τέλος Μεγάλη ιστορία είναι και εκεί με του Τίδορ Που έχει αποκεφαλίσει Πόσες γυναίκες Του του, ναι, επειδή δεν του κάνανε αρσενικό για διάδοχο ναι. ναι. Λοιπόν, ο, ο, όπου όμως η κόρη του και ο ίδιος Ακριβώς από την κόντρα που είχε τότε με το Βατικανό, με τον Πάπα Αποφάσισε και λέει κόβω Γιατί κυριαρχούσαν οι Ισπανοί τότε Ως καθολική και το πιο ισχυρό βασίλειο δεν είναι τρελάφραγγα στο Βατικανό Να το πούμε έτσι απλά Οπότε <laughs> είχε, είχε <laughs> ας, ευλογίες. τις, τις ευλογίε. Λοιπόν δεν έκανε τα χατήρια του, του βασιλιά και λέει ε, και για αυτό το λόγο εκτός του ότι ήταν εχθροί και ανταγωνιστές θα φτιάξω ναυτικό γιατί από κάτω το ελέγχουν οι άλλοι πώς θα φτιάξω εγώ ναυτικό και θα την πέφτω πρώτα στους Ισπανούς που μεταφέρουν τα χρυσά νομίσματα και το χρυσό από την Αμερική και μετά συνέχεια θα μπω εγώ στη θέση τους και έτσι και έγινε Οι Ολλανδοί οι οποίοι ξεκίνησαν πως Ω η πρώτη ή μάλλον η μεγαλύτερη, να το πω έτσι, πιο σημαντική στην εποχή τους ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο. <laughs> γιατί, γιατί αυτά τα μεγάλα ταξίδια Είχανε πολύ ψηλό ρίσκο, Ναι, τους πεθαίνανε το, το μισό πληθυσμό. να κάνει να... το γύρο τη γη. Λοιπόν, ναι. ξεκινάμε. Ε, Αρώστια. Χωρί σαπούνη. Δεν χρησιμοποίησαν τότε σαπούνι. Φουρτούνε. Ναι, ναι. Χάνονταν τα πλοία. Άγνωστα. Πειρατέ, άπειροι. Δεν ήταν μόνο στον δρόμο. Οι ήταν και πειρατέ. Λοιπόν, ανταρσίε. Είχε διάφορα. Λοιπόν, προκειμένου να φτάσει το φορτίο, το εμπόρευμα από τη μία πλευρά στην άλλη, σου λέει: Εγώ θέλω και μια σιγουριά. Ασφάλισε το. Τσουκ, θα Και λιμάνια λοιπόν που μεταφέρανε και ασφάλιση. Και αυτό το είδαν οι Άγγλο άξονε. Οι Άγγλοι τότε σου λέει: Πολλά λεφτά μαζέψαν αυτοί. Ξύλο <laughs> Και τους λιώσανε τους λιώσα Και τα πήραν αυτοί Και λέει εντάξει θα μοιραστούμε να αφήσουμε ένα κομμάτι okay. Γιατί οι Ολλανδοί που πήγανε Σε αναπικία Πού πήγανε η Δονησία Δηλαδή τα νησιά των Μπαχαρικών Όλα αυτά τα μέρη που πηγανε Ινδονησία, δηλαδη τα Μπαχαρικά Επίσης και στην Ινδία Είχανε πορετικούς σταθμού. Η διαδρομή τα νησιά που ελέγχανε κάτι μαυρίκιους κάτι τέτοια τα δείτε πως είναι στο χάρτη είναι στάθμοι μικρή στη διαδρομή προς τις ε, Ινδίες και προς την Νοτιοανατολική Ασία okay. Οπότε αυτά όλα τα ελέγχανε αυτοί με το ναυτικό του έπρεπε να έχεις σπουδαίο ναυτικό για να τα καταφέρεις Λοιπόν και στη συνέχεια τα χρήματα πηγαίναν πού? Στην λιμάνια τη Ολλανδίας και τα λιμάνια Ολλανδία, Ολλανδίας τις αυρίσανε. Και μετά φτιάξαν και αυτό που λέμε για την ασφάλεια Ακόμα περισσότερα λεφτά Όταν μαζεύτηκαν τόσα λεφτά Και αρχίζαν και δανείζαν όλο τον κόσμο Λάνδη, Πάνε οι Άγγλοι και σου λέει Όπα. για κάτσε Τον έχω, τον έχω Τα τώρα. Πάρ' το ξύλο <laughs> Και έχει φοβερό να δείτε και κάτι ταινίε. Να δει κανένα. Ναι, ναι, αυτά είναι αυτά Δηλαδή αν λέμε για κάλτ εκεί να δει. Ας πούμε, να δει Ολλανδού που να έχουν βγάλει ιστορικέ ταινίε και να λένε πω αντέξαν στον πόλεμο με του Άγγλου και ο γύρο άμα, ο Σούπερ Καπετάνια, okay. ναι. Υπάρχουν τέτοιε ταινίε, άμα ψάξει κάποιο θα τι βρει. Αλλά είναι, εντάξει, είναι α, Αν μιλάμε για καλτίλα εκεί θα να δείτε. Ναι. Ο υπτάμενο Ολλανδό και η παρέα του. Εντάξει, υπτάμενο Ολλανδό. Ναι, ναι, αλλά καλτίλα τρελή. Ωραία, λοιπόν, Έτσι, ναι. εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε λίγο πάλι μουσικούλα από το σετάκι ναι, μα ναι. που παίζει Εντάξει, ναι. και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε ακόμα ώρα. Ναι. Έχουμε να πούμε πραγματάκια. Ε, αυτά. Ακούτε την εκπομπή Παρία, ολοζώντα. Σήμερα μαζί με Παρατρόλ μιλάμε για του μεταξένιους δρόμου και κατ' επέκταση για γεωπολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από όλε αυτέ τι εμπορικέ διαδρομέ. Ναι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε πάλι εδώ, πάντα στο Radio Reboot με την εκπομπή παρία η οποία πραγματοποιείται τα Σάββατα στις 4. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα κάνουμε την θεματική για τους μεταξένιους δρόμου, την κουβέντα μας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, προσπαθώντας έτσι να μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες με χρονολογίες και άλλα πράγματα τα οποία προφανώς δεν είναι για να αποστηθιστούν ή κάτι που θα μείνει. Ε, μένουμε περισσότερο στην ουσία, στους δρόμους, τι σημαίνει ένας εμπορικός δρόμος, τι σημαίνει ποιος τον ελέγχει ε, και πού είχαμε μείνει παρατρόλ, πάντα ε, εδώ είχ... με τον παρατρόλ, έχουμε <laughs> τον παρατρόλ εδώ, μπορεί να παίξει μπάλα <laughs> μόνος του, να τον αφήσουμε εδώ. Άξι, ε, <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, κοίτα, είχαμε μπει ουσιαστικά όταν αρχίζουν οι Ευρωπαίοι, να ε, ψάχνουν τους νέους δρόμους και έχουμε φτάσει, σιγά σιγά πλέον φτάνουμε στην περίοδο της απεικιοκρατίας ε, αυτό που θέλω να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι ο τερματισμός του δρόμου ο τερματισμός του δρόμου οδήγησε στην πραγματικότητα έτσι στην ανάπτυξη των ναυτικών των άλλων κρατών τη μεγάλη ανάπτυξη στα υπερπόντια ταξίδια και οδήγησε πούμε, και στι μεγάλες ε, ανακαλύψεις από τους Ευρωπαίους των, αυτά τα μεγάλα ταξίδια, από τον Μακελάνο και τον τέλειων παραβολούς και μετά συνέχεια ε, φτάσαμε και στην εποχή της απεικαιοκρατίας δηλαδή ήταν το επόμενο βήμα, όχι με τρόπο ότι δεν γινόταν αλλιώς ας θέλω να πω ότι περιγράψαμε τους Ολλανδούς είπαμε για ναυτικές δυνάμεις, οι Άγγλοι, είπαμε κάτι για τους Στίδόρ. Έτσι, ήταν Ισπανία στην αρχή πόσο ανταγωνισμός μεταξύ των Ευρωπαίων βασιλιάδων και όχι μόνο ε, έδωσε τη δυνατότητα κάποιοι που ήταν παλιά κύριαρχοι στη συνέχεια να ιτηθούν. Ε, μεγάλη ιστορία αυτό. αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα γιατί μιλάμε για την παγκόσμια ιστορία. Πόσα θα πιάσουμε, δεν γίνεται, περάσματα κάνουμε από κάποια. Υπήρχε όμως και μια χερσαία δύναμη, μια που, που προσπάθησε και έφτασε στην Ανατολή... Με την επέκτασή τη, και αυτή είναι η πολύ γνωστή μα Ρωσία. Έκανε τον. <laughs> Όσοι έχουμε τον Περσιβερικό σιδηρόδρομο. Ναι, να ναι. προσπαθούσαν να το κάνουν με εμπορικό. Λοιπόν, ναι. λοιπόν, και ο Περσιβερικός γι' αυτό φτιάχτηκε. <laughs> Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι οι Ρώσοι λοιπόν πήραν το βόρειο δρόμο. Α σκεφτούμε τη μάζα, τη Δύσκολο. μεγάλη, ναι, τη χερσαία μάζα τη Ασία, Ευρασία, να το πούμε. Σκεφτείτε τώρα από κάτω. Βάλετε την Κασπία Σκεφτείτε είναι το Ιράν Μια χερσαία μάζα Ωραία Μετά είναι θάλασσα Περισκός κόλπος Κασπία Μετά τι είναι Ρωσία Τέλος Μόνο Άρα ποιες χώρες το λένε, δύο Σήμερα Σκεφτείτε γιατί αναφέρετε τόσο πολύ το Ιράν Πω πάνω είναι Ρωσία Το τονίζω Γιατί αναφέρετε τόσο πολύ το Ιράν Θα τα πούμε στη συνέχεια αλλά σκεφτείτε το λίγο Δείτε τη θέση και θα καταλάβετε Τη ρολοπέζι Λοιπόν Οι Ρώσοι λοιπόν ξεκίνησαν Και φτάσανε μέχρι την Αλλάσκα Όχι απλώ φτάσανε στην άλλη πλευρά και Όχι πέρα. φτάσανε στην Κορέα Πού είναι εσύ <laughs> εκεί. Πάνω από την Βόρεια <laughs> Κορέα Πάνω από τον Γκίμ. <laughs> Ναι. Χτυπάνε πόρτα για Τι κάνουμε Τσόδεσαι τώρα και ο Βίδες για τον πόλεμο <laughs> Πολύ πράγμα λοιπόν, Και τέλο πάντων Φτάσαν μέχρι εκεί, είχαν πάει ακόμα πιο κάτω. Όταν η Κίνα ήταν, θα λέγα, στα χειρότερά τους, μετά του πολέμους του οποίου, που είχαν γίνει, ο οποίο ουσιαστικά φτάσαν σε σημείο να επιβάλλουν στην Κίνα όρους του εμπορίου και του είχαν φέρει σε κατάσταση διάλυσης, αυτό θεωρείται σήμερα... Ε, άμα πας σε κάποιους Κινέζους και ρωτήσεις, Θα σου πούνε ότι ήταν από εθνικές ταπεινώσει των Κινέζων Ήταν αυτοί οι πόλεμοι και οι συνέπειες τους Αυτή η πόλεμη ήταν οι Κινέζοι ενάντια σε... Να, αυτά είναι σχέση με τους δυτικούς Γιατί μεταξύ τους είχαν άπειρους εμφυλίους Φέτρογε ένα στον άλλο, πολέμαρχη α Ας δούμε τι γινόταν λίγο πριν τον το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Μεγάλη ιστορία τώρα και εκείνα Εντάξει, μα τα λένε και οι Κινέζοι όπω θέλουν. Να okay. δηλαδή το κινέζικο εθνικισμό, να πούμε αυτός καλός και τα λοιπά Μόνο η πόλεμη το οποίο. Απλώ όσον αφορά το κομμάτι τη αυτοκριτική και το κομμάτι σε επίπεδο συσχετισμών παγκόσμια ισχύω, τότε οι Δυτικοί κατόρθωσαν και επέβαλαν του χειρότερου δυνατού όρου για του Κινέζου σε αυτού. Α το πάρουμε έτσι. Λοιπόν, και μετά αφήσουμε τι συνέπειε που είχε το όπιο με τη χρήση του μέσα στην Κίνα. Ας τα αφήσουμε αυτό. Αυτό που θα πούμε μόνο είναι ότι τους επιβάλλανε τους χειρότερους όρους. Από το βορρά, δεν ξέρω αν δείχνει μια ταινία που λέγεται νομίζω 50 μέρες στο Πεκινό. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει μια ταινία παλιά υπάρχει, ναι. που λέει όπου δείχνει όλους τους δυτικού στρατούς και είχε γίνει μια εξέγερση τότε εκεί πέρα των Κινέζων, ε, νομίζω των boxers. κάπως έτσι λέγεται, η οποία εξέγερση... Ε, τους έδειχνε ότι ήταν ξέρω εγώ κτλ. και τα είχαν φέρει και ένα κανόνι θυμάμαι στην ενία από αυτά τα πρωτόκονα αυτά είχαν ε, οι τύποι Λοιπόν, και ήταν ας πούμε προσπάθεια το, το Κινέζο να ας πούμε να διώξουνε κατά κάποιο τρόπο τους τέτοιου και οι καλοί δυτικοί τότε που ήταν ενωμένοι για να πούμε τότε δεν ήταν μόνο δυτικοί, ήταν και οι Ιάπωνες μέσα ήταν Ιταλοί, Γάλλοι, Ρώσοι, Γερμανοί, Άγγλοι Λοιπόν, και οι Ιάπωνες και οι Ιάπωνες οι οποίοι το κάνανε μετά στην Πέσανάγρια Λοιπόν ε, αυτοί όλοι ενωθήκανε και κερδίσανε τους κακούς boxers, ε, τους κακούς ε, αντάρτες, τους κακούς εξεγερμένους κινέζους πολύ κακοί Λοιπόν, δείτε το και αυτό μπορείς να το να βάλεις στο κάλτ αλλά οκ, okay, mm. δείτε το Λοιπόν, ε, καλά ταινίε σε Φλίν, δεν σε ζητάω, να δούμε αλλά okay. Εντάξει. λοιπόν ε, η Ρωσία λοιπόν, επανέλθουμε για να πιάσουμε το νήμα, προσπάθησε και έπιασε το βόρειο δρόμο αλλά από περιοχές που είναι εξαιρετικά δύσβατες τεράστιες, αχανείς στέπες, δύσβατες, στέπα τάιγκα, δάση, κλίμα, κακό ε, ε, επίσης είχες πρόβλημα με λαούς γύρω γύρω μογγολίς. Ναι, όχι μόνο Μογκόλπη και Τρική ό,τι είναι εκεί ό,τι, ό Τουρκογενή, όπω θέλει. Mm. Το. Όλοι αυτοί οι λαοί τη Κεντρική Ασία, εκεί πέρα, υπάρχουν ολόκληρα διηγήματα στην ρώσικη λογοτεχνία. Να τα δει κάποια που εξυπνούν, ας πούμε του αγώνε που δώσαν ο ρωσικός στρατό, Μιχάλη Στρογκόφ και τέτοια, δηλαδή πολλά. Πούμε, έχουν στη... και στη λογοτεχνία μέσα, πούμε, τους μέσα πλέον του που δώσαν αυτοί, έτσι, ουσιαστικά τον πόλεμο που κάναμε με του τοπικού αρχηγού, προκειμένου να του ε, μπορέσουν να του ε, καταλάβουν. Έτσι, και να επικρατήσουν και να φτιάξουν οχυρά για να έχουν το δρόμο αυτό που τους οδήγησε μέχρι το σημερινό Βλαντιβοστό παραλαμβάνω ήταν και πιο κάτω αλλά πιο κάτω το 1905 λέω και μια μερομηνία λοιπόν έγινε ο πόλεμος ο και εκεί πέρα οι Ρώσοι όχι έχασαν συνετρίβησαν από τους Ιάπωνες που τότε μπήκαν δυναμικά στο παγκόσμιο παιχνίδι ω δυναμή και φτάσαν μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο... να φάνε τα μανιτάρια και εκεί να χαλαρώσουν λίγο. Okay, ε, λοιπόν, ήταν η ναζί του Ειρηνικού κάπως. Ναι, ε. αυτό ήταν. Και το τι έχουν κάνει αυτοί στην στη, στη, στη Κίνα... τα κλίματα που κάνανε... το καθεστώς αυτό, λέμε έναν λαό, το καθεστώς λέμε... Ναι. ήταν απίστευτα. Αλλά αυτό που θέλω να πω ήταν... άλλο η Ιαπωνία... Είχαν φτάσει σε ε, ε, ναι. αναπτυσσόμενη εκβιομηχάνηση, Αιγυρία. Έγινε... Άλλη ιστορία. Καταρχά ναι. δεν έχουν πρώτε ύλε. Πρέπει να τους βρουν από αλλού. Θέλουν εργατικό δυναμικό να το βρουν από αλλού. Οπότε τι πρώτε ύλε θα τι παίρνανε και από άλλε περιοχέ. Γι' αυτό φτάσαν μέχρι την Ινδονησία. Μετά συνέχεια, δηλαδή του Ολλανδού. Ναι. έχει και το Καουτσούκ εκεί. Έχει πολλά. Δηλαδή, άμα τα πάρουμε, θα δούμε ότι έχει πολύ πράγμα. Θέλανε πρώτε για να γίνει μια παγκόσμια δύναμη για να το κάνεις αυτό όταν έχει θάλασσα Σε θέλεις ναυτικό <συσίλω> το φτιάξανε, συγκρούστηκα με μια άλλη με την υπερδύναμη, τους έλειωσε και για, μετά όλα καλά μετά εντάξει, λοιπόν, <συσίλω> μετά ζουνε το American Dream μετά ναι και, οι και οι το American μια <συσίλω> μίξη ναι. λοιπόν, αλλά τέλο πάντων για να επανέλθουμε οι Ρώσοι λοιπόν φτάσανε μέχρι εκεί αλλά για τους λόγους που αναφέραμε κλίμα έδαφος ε, ε, ε, ε, ε, ε, πολλοί λαοί, αστάφθια και τα λοιπά και δεν υπήρχε και ο σιδηρογός ως περσιβηρικός φτιάχτηκε μετά τεράστιο project, πολύ σημαντικό project και επειδή ήταν η Ρωσία δεν θέλανε οι άλλοι να δίνουν τα δύο διά τους στη Ρωσία okay. δεν θέλανε να τα δίνουν. πρώτον και δεύτερον ήταν δυσβατό οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χερσαίος δρόμος οι Γερμανοί είπαμε φτιάξαν μέχρι τη Μαγδάτη σιδηρόδρομο μέσω της, Τουρκίας, της ε, Οπότε. Προσπαθήσαν και αυτοί για να παρακάμψουν κάποια στενά και θα κάνουμε ένα άλμα να φτάσουμε γιατί έχουμε το ψυχρό πόλεμο ουσιαστικά έχουμε ένα μοιρασμό ανάμεσα σε δύο μορφές δυνάμεων από την αγμία, στη γεωπολιτική γενικά υπάρχει αυτό από την έχει στις χερσαίες δυνάμεις δηλαδή τις δυνάμεις που δεν, έχουν, δεν είναι πολύ δυνατές στη θάλασσα ή η ανάπτυξή τους δεν βασίστηκε στην ανάπτυξη των εμπορικών οδών, των θαλάσσιων εμπορικών δομών, ενώ οι ναυτικές δυνάμεις είναι αυτές που η ανάπτυξή τους, η ισχύ του βγήκε μέσα από τη θάλασσα. Σκεφτείτε λίγο αυτές. Η Ελλάδα είναι μια τέτοια συναρχαιότητα. Και βέβαια είναι. Είναι. Έχουμε το... λοιπόν. τους ευεργέτες μα το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ναι. Η Αγγλία <χει> είναι. Και βέβαια είναι. Ωραία. Λοιπόν, και Σκεφτείτε τώρα πόσε χώρε αναφέραμε πριν και τα λοιπά και η Γερμανία τι είναι, Χερσαία ή η ναυτικη Χερσαία. Χερσαία. Γι' αυτό και ό,τι πολέμου έκανε, του έκανε μέσα στην Ευρώπη. Και ένα από του λόγου, μάλιστα, που λέγανε και οι Γερμανοί, το Χίτλερ, ήταν ότι εμεί ρε παιδί δεν έχουμε απικίε, δεν μα έχει τα φύση χώρο. Το ναυτικό μα δεν είναι και τόσο ΝΑΤΟ. Θέλουμε, θέλουμε κι εμεί. Οπότε, αφού δεν μα δίνεται, θα τι πάρουμε εμεί. Μετά την ήττα του. Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα αυτά. Mm. Ναι, τέλο πάντων, ήταν πολλά. Ενοποιηθήκαν πιο μετά. Όταν εμεί ενωποιούμασταν και γίναμε μια χώρα μεγάλη, κατεκατακτήσει στο μισό κόσμο και παραπάνω, λέγανε στους άλλους Οπότε θέλουμε. Φτιάξαν το Kriegsmarine, το ναυτικό του το πολεμικό, για να πάει σε όλο τον κόσμο να επιτεθεί στου άλλου, να μπορέσει να ανταγωνιστεί. Πήραν κάποιε απικίε, αλλά δεν τα καταφέρναν. Τέλο πάντων, έχουμε πει στην απικιοκρατία mm. άλλο. Θα χαθούμε γενικά ε, Το θέμα είναι ότι Έχουμε ψυχρό πόλεμο Τελειώνει ο δεύτερο παγκόσμιος πόλεμος Έχουμε ψυχρό πόλεμο Έχουμε δύο ε, Μεγάλε αφού. μπλοκ ναι. Και το μπλοκ είπαμε των αδεσμεύτων ε, Όπου εκεί τι βλέπουμε Το ένα χαρακτηρίζεται Από χερσαίες δυνάμεις Κυρίως Σοβιτική Ένωση και τα λοιπά Κυρίως το τονίζω και άλλοι ναυτικές δυνάμεις Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία Δυτική Ευρώπη Σκέφτετε το ΝΑΤΟ πως ήτανε Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας επέβαλε τους όρους του εκεί που μπορούσε Και καθόλου τυχαία Αν ο πολιτισμός από ένα σημείο, και μετά βασιζόταν στο πετρέλαιο Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν ε, αυτές τις στρατητικές δυνατότητες Στη θάλασσα και στον αέρα, τι αεροναυτικές του δυνάμεις Ακολουθώντας το παράδειγμα των Άγγλων της βρετανική Αυτοκρατορίας προκειμένου να ελέγξουν τις οδούς του πετρελαίου κυρίω και του εμπόριου του υπολίπου συνέχεια που στη θάλασσα πως ελέγχοντας πάντα με διάφορους τρόπους τα περίφημα choke points τι είναι τα choke points τα σημεία κλειδιά στους εμπορικούς οδούς της θαλάσσιους, δηλαδή διόργα του Παναμά να το συζητήσουμε για τον Παναμά ή όχι Πώ πιάχτηκε, τι είναι αυτό το κράτος Παναμά, Δημιουργήθηκε, τι εννοείται, τη Μαριονέκα. Όταν κάποιος στον Παναμά πήγε να πει ότι παιδιά, λίγη <gateway> η συνθήκη που έχουμε απογράψει να τη διαπραγματευτούμε να πάρω πέντε φράγκα, εμφανίστηκαν ελικόπτερα του Αμερικανικού στρατού. Το πιάσανε και τον πήγανε στην Αμερική και τον δικάσαν για εμπορίο ναρκωτικών. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Αυτό τι ήταν τότε, Ο πρόεδρο του Παναμά. Λοιπόν, Ανοριέγκα νομίζω ήταν. Τέλο πάντων, λοιπόν, απλά τολμήσαν και είπαν κάτι. Δεν απλά. το κάνανε, δεν το το τραπέζι. Θέλω να πάρω κάτι παρά. Μόλι πήγε και είπε παρά. Ναι, σκάνε τα ελικόπτερα. <laughs> Εντάξει. <laughs> Τελείωσε. <laughs> Αυτό ήταν. Τα λέμε. Λοιπόν, διόρυγα του Σουέζ. Διόρυγα του Σουέζ τι. Διόρυγα του Σουέζ από τότε που φτιάχτηκε έχει γίνει. Εξαιρετικά σημαντικό εμπορικό κόμπο. Γυβραλτάρ από παλιά έχουν οι Άγγλοι και τη βασούλα του το, το έχουνε. Α, Δεν το έχουνε. Το Γυβραλτάρ. Αυτό που παίζει και μπάλα, το βλέπουμε καμιά φορά με την ποδοσφαιρική. Είναι Αγγλική απικία. Okay. Γιατί θα έχουμε Σου λέει λόγο εμεί αυτό το πέρασμα. Θα τα αφήσουμε έτσι. Ε, Πόσου έχει, ξέρει. Ε, εντάξει, λίγου. <laughs> Δεν έχει πολλού. Ενώ κάτι δεκάδε χιλιάδε, αλλά όχι πολλέ. Και τι γλώσσα μιλάνε, Τι λε να μιλάνε, <laughs> Αγγλικά και Ισπανικά. Να μιλάνε. <laughs> <Yeah>. <laughs> και επίση, α πούμε, στη διόρυγα του Σουέζ, εκεί πέρα, όποιο ελέγξει την κατάσταση και πάει να παρεμποδίσει το παγκόσμιο εμπόριο, είναι κάζος μπέλι για όλου. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό πράγμα να το αφήσουν. Ειδικά οι Αμερικάνοι φτιάξαν ολόκληρο στόλο γι' αυτό, τον έκτο στόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το φτιάξαν γι' αυτό. Σου λέει, δεν θα παίζουμε. Δεν θα παίζουμε. Τελείω. Εδώ το λέγουμε εμεί. Μετά λίγο πιο κάτω. Αυτό που είναι τώρα η Χούτη. Το στανό νότια τη Το Άντεν. Τι ήταν το Άντεν. Είχε χωριστεί βόρεια και νότια η Εμένη. Φοβερό. Και μάλιστα η νότια η Εμένη ήταν η λαϊκή δημοκρατία. Δηλαδή αυτή που ήταν με του Σοβιετικού. Ενώ η βόρεια ήταν αυτή που ήταν με του Δυτικού. Και τώρα έχουν αντιστραφεί όρη. Το είναι πιο... πολύ πιθανό να χωριστεί. Πολύ πιθανό να χωριστεί και να είναι η βόρεια με το άλλο μπλοκ και οι νότιοι να είναι με το δυτικό μπλοκ θα το δούμε αυτά, αλλά τέλος πάντων ε, μετά συνέχεια έχει τα στενά του Γιατί γιατί είναι ο περσικός κόλπος όταν ας πούμε ένα τεράστιο ποσοστό της ε, παροχής ας πούμε πετρελαίου γίνεται πραγματοποιείται μέσω το στενών τορμούς. τι περιμένουμε, ενέχεις σημασία γιατί μετά λέμε για τους αγωγούς γιατί βρέθηκε τρόπος να μπορούν να παρακάμψουν, να παρακάμψουν αυτά τα σημεία, αλλά μετά έπρεπε να πλακοθούνε, να γίνονται πόλεμοι, συγκρούσει πολιτικές, κοινωνικές και πολεμικές, Κανονικά, για τον έλεγχο των οδών των αγωγών, άλλο πέρασμα. Τα στενά τη Μαλάκα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι Συγκαπούρη. Υπάρχει ανεξάρτητο κράτο. Η Συγκαπούρη, ναι, ήταν πρώην Αγγλική απικία, ναι, είναι και τώρα. Τι συμφέρον ήταν αυτό. Ενώ είναι Κινέζοι στην καταγωγή. Δυτικό. Τι συμφέρον είναι, δυτικό. δυτικό. Και το προβάλλουν φουλ Και από τα μεγαλύτερα πλυντήρια στην περιοχή. Το προβάλλουν full. Ε, mm -hmm. Καλύτερη ποιότητα ζωή στον πλανήτη. Έτσι. Welcome to Σίγκαπουρ. Ελάτε όλοι να δουλέψετε. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν τα περάσματα. Να σκεφτούμε ποια είναι. Τα στενά του Βοσπόρου. Ποιο βγαίνει εκεί. Μπαίνει μέσα στον Εύξηνο Πόντο και ποιο βγαίνει. Στη Μαύρη Θάλασσα πάνω. Είναι η Ρωσία. Ήταν. Τώρα είναι μέρο τη. Τα ζεστά νερά. Ολόκληρη στρατηγική είχαν φτιάξει οι Ρώσοι αιώνε. Προσπαθούσαν να βγουν σε ζεστέ θάλασσε. Και το εμπόδιο του ήταν η Τουρκία. Η σήμερα και μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, α το σκεφτούμε αυτό για να καταλάβουμε τι στρατηγικέ έχουν διαμορφωθεί. Α το σκεφτούμε αυτό πώ μα βλέπουν Στον ΝΑΤΟ μέσα, καθαρά και στρατιωτικού λόγου. Ελλάδα και Τουρκία μαζί. σου Σουλές είστε μαζί, δεν με νάζει. Εγώ δεν κάθομαι να ασχοληθώ με τα δικά σα τώρα. Δεν, δεν με ενδιαφέρει καν. Είστε τη ΦΑΠ φάπ, ΦΑΠ. Αυτό είστε. Και παλιότερο του κάνα και κάνα πραξικόπημα. Και σε εμά και σε αυτού, άμα γινόταν κάτι. Αλλά σου λέει, θα κάνει αυτά που σου λέω τώρα. Εδώ έτσι είναι. Αυτό είναι μπλοκ, μονομπλοκ Θα κατέβω πάνω μέχρι κάτω. Και τώρα, επειδή είχα χαλαρώσει τα πράγματα με τη μονοκρατορία, αυτό το μπλοκ ξαναφτιάχνεται. Από πάνω, από τη Σκανδιναβία, δεν μπαίνουν τώρα, δεν μπήκε η Φιλανδία, να μπήκε η Σουήθεια. Από πάνω μέχρι κάτω. Μέχρι εδώ τουλάχιστον την Ανατολική Μεσογείο οπότε να σκέφτομαι λοιπόν και έχεις αυτά τα τσοκποντ που είναι και ο Βόσπορος οπότε σκεφτείτε λίγο ιστορικά γεγονότα που έχουν να με τον έλεγχο αυτής της περιοχής και πως η Τουρκία πέρασε η πρώνη Αυτοκρατορία στην πλευρά τη Δυτική πρέπει να ελέγχουμε τα περάσματα που είναι οι Ρώσοι να έχουμε έτσι από κοντά οπότε εδώ είμαστε λοιπόν όλα τα περάσματα Στη συντριτική ψηλιοψηφία για να μπω όλα, Τα ελέγχανε Και τα ελέγχουνε οι δυτικοί Στη θάλασσα Στην ξηρά είναι άλλο Τα ελέγχουν οι δυτικοί Και φτάνουμε λοιπόν Στο σήμερα Στη σημερινή εποχή Να σε ρωτήσω Κάνουμε ένα άλμα, ναι. Στα λιμάνια ναι. Στην Κίνα, που φορτώνονται τα κοντέινερ, με όλα τα χαζοπράγματα ναι, που ναι, αγοράζουν εδώ ναι. οι δυτικοί. Ε, τα καράβια όλα, τα πάντα πιάνε... αγοράζουν. Τα, τα iPhone, από πού τα παίρνουν, όλα είναι πράγμα το iPhone. Τα πάντα. <laughs> <laughs> το, iPhone, το iPad. Ναι, πάμε. Ε Τι συμφέροντων είναι τα καράβια, Τι συμφέροντων. Mm. Τα καράβια έχουν διάφορα συμφέροντα. Σίγουρα, σίγουρα ένα μεγάλο μέρο είναι εδώ. Ελληνικών συμφέροντων. Ah, δεν ε... λέω Μα. Λέω ελληνικών συμφέροντων. Ε, ναι, Γιατί λένε ελληνόκτητο πλοίο. Ωραία, λε, εσύ τι με νοιάζει εμένα, Μα είναι ελληνόκτητο και. Λέμε. Ωραία. Okay. Λέω. Okay. Τώρα, yeah. ναι. Ναι. Εντάξει, γνωστά τώρα αυτά, μην τα πιάσουμε με το αφοπλιστικό κεφάλαιο. Από τα πιο ισχυρά παγκοσμίω. Ε. Το τονίζω αυτό. Και σε πολύ κρίσιμο σημείο. Και τα πιο, πιο βρώμικα. Ναι, ναι. καλά, εννοείται. Γιατί δεν μεταφέρουν μόνο εμπορεύματα τέτοια. Να φέρνουν και άλλα. Ε, καλά, Ειδικά από, από Λατινική Αμερική έρχεται πολύ πράγμα. Ε, σίγουρα. <laughs> και κάποιοι ευεργέτε <laughs> του έθνου έχουν Ου... σπάσει εμπάρκα με δικτάτορε και έχουν κάνει. Βέβαια. Και άλλοι τσιμεντών να ρίχνουν τσιμεντά. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, τέλο πάντων. Ε, Καλό θα ήταν για να δούμε το, το μέρο αυτό που ξεκινάει ο νέο δρόμο του μετάξιου, να πούμε λίγο πώ ξεκίνησε η φάση όλη με την Κίνα και τη Δύση. Δηλαδή τη και λίγο πριν οι Κινέζοι τα είχαν σπάσει με του Ρώσου, με του Σοβιετικού. Δεν τα πήγαιναν καλά. Και αυτή τη σύγκρουση, τη διαφοροποίηση μεταξύ του, είχαν φτάσει σε σημείο να, να πάνε και σε πολεμική σύγκρουση. Ήταν σε πυρολογική. ένα ποταμό, ο Αμούρ ένα εκεί πάνω, τέλο που είναι σύνορο. Και είχαν μαζευτεί δυνάμει και από του δύο και σου λέει: Τώρα θα, θα γίνει. Φυσικά οι Αμερικανοί δεν αυτό. Σου λέει: Ο τι έχουμε. Και ποιο είναι ο καλό διπλωμάτης που πρέπει για να αποδυναμώσει το αντιπαλό στρατόπεδο να οξύνει τι αντιθέσει. Οπότε θα πάμε λοιπόν. Οι Κινέζοι φοβόντουσαν πάρα πολύ ότι του Σοβιετικοί θα τους κερδίσουν και πάνε οι Αμερικάνοι με τον Κίσιγκερ 1970, νομίζω, Χένρι Κίσιγκερ και Νίξον, Ρίτσαρντ Νίξον. Και κάνει το άνοιγμα στην Κίνα, επίσκεψη του Νίξον στην Κίνα, συγχαρητήρια και τα λοιπά, ναι, μπράβο παθαίνουν σόκες οι σου λέει τι έγινε αρχίζουν και φοβούνται και από εκεί, μεταφέρουν δυνάμει, δυνάμεις, κάνουν τα δικά τους, να. προδότες Πότε έχει πεθάνει ο Μάου ε, Νομίζω δεν θυμάμαι τώρα, ναι. σε γελάσω ναι. Ναι. Αρκετά χρόνια πριν πάντως. Ναι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, σε γελάσω τώρα Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτό προκάλεσε ρήγμα. Τότε στο Διεθνές κομμουνιστικό μπλοκ. Και αυτό <laughs> και στην Ελλάδα έχει αποτύπωμα με τα κόμματα, Με αυτά τα μικρά τα κόμματα που οι οργανώσει, οι οποίες ήταν η μία, ήταν ξέρω εγώ, κινέζικη προέμπνευση, η άλλη. Καλά, το κουκουέδο ήταν. Σταλίνα. Και Σοβιετική Ένωση, σιτερνα, ναι, ναι, ναι, Επίσημα, ναι. official έχουμε τον Brad, ναι, ρε, φίλε, Το ΠΟΠ το έχουμε εμεί. Οι άλλοι τώρα που πάμε Εντάξει, αλλά τέλο πάντων. Και. Υπήρχε και η Χοντζική, αλλά <laughs> μεγάλη χοντζικοί. ιστορία. Με τα Αλβανία. Α, ναι. <laughs> ναι, αλλά αυτή, τέλο πάντων, μεγάλη ιστορία, να μην το πιάσουμε. Ναι, ναι, ναι, αλλά ναι. θέλω να σου πω, α πούμε, ότι η... αυτό προκάλεσε ρήγμα και μέσα στο στρατόπεδο. Και αυτό, οι άλλη χαρήκαν η Δυτικοί. Σου λέει, κοίτα δω τι καταφέραμε. Λοιπόν, και ξεκίνησαν κάποιε πρώτε επαφέ τη Κίνα τότε με τη Δύση. Δηλαδή ανοίγματα, ανοίγματα μεγαλύτερα από αυτά που κάνανε οι σοβιετικοί που ήταν μονομπλοκ η φάση Είναι Πολύ και... μεγαλύτερα Και είχαν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς Λοιπόν, ε, αυτά τα ανοίγματα παίξαν τη, σημάχη, τη σημασία τους Γιατί όταν αργότερα τα, το μπλοκ το σοβιετικό ή το Φιλο Σοβιωτικό κατέρευσε Αυτοί κρατήσανε και ένα λόγος που λένε ένας ε, το τονίζω αυτό, ένας από τους λέγους ήταν αυτό ότι πρώτον το είχαμε δει και είχαμε προετοιμαστεί και δεύτερον ότι είχαμε ήδη αναπτύξει σχέση με τη δύση και είχαμε ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία η οποία εντάθηκε με τον Deng ο Deng Xiaoping τι έκανε τώρα πάει και λέει κοιτάξτε, κοιτάξτε τι, τι γίνεται τότε. με τους άλλους, το Λέβαια. βλέπουμε έρχεται το βλέπανε ότι είναι έτοιμοι να καταρρήσουν άλλοι οκ, okay, λοιπόν ξεκινάει και λέει στείλτε φοιτητέ. Σε όλα στα καλύτερα πανεπιστήμια Τα δυτικά Να μάθουν τον τρόπο που λειτουργούν Στη βιομηχανία Στην οικονομία Στο μάρκετινγκ στο... Όλα, ό,τι μπορείτε Και αντιγράψτε ό,τι μπορείτε Ξεκινήστε τα περίφημες φουλεβε Τα οποία στην αρχή ήταν Αρκετά κακες Αλλά μεταφελτιώθηκαν φυσιολογικά Λοιπόν Ξεκινήσανε και στείλανε για να το κάνει αυτό βέβαια έπρεπε να υπάρξει μια εσωτερική σύγκρουση μέσα στο κομμουνιστικό κομμάτι της Κίνας Η οποία έγινε και αφού επικράτησε πάντα με τέτοια πράγματα όπως τώρα The Russian Way να βάλει Δηλαδή τρόσπατα γενικά εκεί δεν έχει λίγο να τα βρούμε κάπως πέφτουν κεφάλια Λοιπόν οπότε εκεί τώρα αφού επικράτησε η πλευρά του Dexiaoping ξεκινάει και λέει θα πάμε με ήπιους τόνους να μην φωνάζουμε και πολύ ότι το κάνουμε αυτό και λέει πάρτε από τη Δύση ό,τι μπορείτε και ξεκίνησαν ένα κομμάτι λοιπόν εκτός να κάνουν εμπορικές συμφωνίες για να ανοίξει η εσωτερική αγορά να αρχίσει να φτιάχνει τις ζώνες που μπορεί να επενδύσουν οι δυτικοί και να αρχίσει να μεταφέρεται σιγά σιγά όλη η παραγωγή από τη Δύση στην Κίνα Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η διαδικασία με αποτέλεσμα όλη η παραγωγή παγκοσμίως να μεταφερθεί εκεί και έτσι γιατί η δυτική ναι, γιατί στην εποχή της μονοκρατορίας τους είπαμε καταραίων τα καθεστώτα σου λέει η άλλη θα έχουμε τώρα τους άλλους εδώ πέρα συνδικάτα θα έχουμε τώρα το κόστος παραγωγής να είναι τόσο ψηλό να μας πρίζουν στείλνται εκεί πέρα έχουμε υποδομή μεγάλη Πρόθυμος, ένα καθεστώς που ρίχνει φάπας πριν μιλάει Λοιπόν και θέληση να το κάνουν Στείλτα Και τα στείλανε πάρα πολύ Πάρα πολύ Στείλανε κι αλλού Βιετναμ, δείτε Παπούτσια, ρούχα Δείτε τα που τα φτιάχνουν ε, Τα μικρά παιδάκια είναι. που φτιάχνουν τις μπάλε Με τα χέρια στο Πακιστάν αλήθεια Την μπαλίτσα όμως Τα ρούχα Αλλά είναι φυτάς Σίκ αυτό. τέλος πάντων, έτσι όμως γίνεται και εκεί που δείχναν ότι κοιμούνται μέσα σε αυτά τα κρεβάτια όλα αυτά εκεί βασίστηκε αυτό, μεταφέραν λοιπόν όλη την παραγωγή θα αρχίσω να επιταχύνω τώρα για να... και για την ώρα λοιπόν και αφού μεταφέρθηκε εκεί πέρα η παραγωγή σιγά σιγά εκείνα απέκτησε κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμια βιομηχανικής παραγωγής Τότε λοιπόν οι Κινέζοι με τους δυτικούς ήταν πολύ φίλοι. Τότε που κατεβαίναμε στους δρόμους όσοι έχουμε αυτή την ηλικία ή θυμόμαστε από αφηγήσει και τα λοιπά. Κατεβαίναμε στους δρόμους κατά τη παγκοσμιοποίηση που λέγανε. Τις Λοιπόν. Ε, τότε κατεβαίναμε γιατί βλέπαμε που πάει το πράγμα και λέγαμε όχι παιδιά θα μας διαλύσουνε. Γενικά λέει θα αποβαθμιστεί η ζωή μα πάρα πολύ. Λοιπόν και οι Κινέζοι ήταν παρέα. Μια χαρά τα βρίσκανε Σου λέει γιατί Καλά δεν είμαστε Και κοίτα πως σωθήκαμε εμείς από αυτό που πάθανε οι σοβιετικοί, Κοίτα τα ανατολικά καθεστώτα τι πάθανε Ερημώσανε. Βλέπανε Ερημόσανε Καταστραφήκανε Ο λιγάρχες τους λέει λατήσανε Εκπορνεύτηκε άπειρος κόσμος ε, Αυτοκτονίες, αλκοολισμός τρελός. Μιλάμε τώρα για καταστροφή έτσι Αυτό ήταν και μία από τι αιτίε που βγήκε ο Πούτιν μετά Και λέει μπά επειδή δεν υπήρχε ιδεολογία η άλλη να στηρίξει κάτι και με εθνικισμό φυσικά εύκολο εύκολη τροφή Λοιπόν, αλλά η Κίνα λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε αυτή, ποια διαδικασία έγινε στο εσωτερικό της μετά πως προέκυψε αυτό το πράγμα και φτάνουμε στο σημείο που πλέον η Δυτική πανίσχυρη αποφασίζουν και λένε τώρα μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο και θα τον ελέγξουμε, αυτό είναι το αφήγημά του. Α δει κάποιο κάποια βιβλία του Μαζάουερ που λένε για του παγκόσμιου οργανισμού και τις ΜΚΟ και πώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο κόσμο. Όλα αυτά που λένε κάτι ο Δε. Και κάποιοι άλλοι μπλερ, τόνι μπλερ και λέγαν για παγκόσμια διακυβέρνηση. Είναι αυτή η αντίληψη που είχαν. Δεν ήταν θέμα συνωμοσία. Είναι αυτό και αυτόν του ήταν. Είμαστε πλέον ικανοί, είμαστε λί του κόσμου και θέλουμε να το κάνουμε. Και εφόσον θέλουμε να το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο άρχισαν και ζητούσαν τέτοια και μέσω αυτού. Φτιάχνοντα μια παγκόσμια γραφειοκρατία μέσα αυτών των οργανισμών, θέλησαν να ελέγξουν τα πράγματα. Και είχαν φτάσει πούμε, σε ένα σημείο και μέχρι τον Ομπάμα κτλ., αυτέ τι περίφημε TTIP, TTP, δηλαδή οι δύο ωκεανοί, να φτιάξουν που θα φτιάξαν ζώνε παγκόσμιο εμπορίου. Ατλαντική, που θα μεταφέραμε και την παραγωγή όχι μόνο στην Κίνα και αλλού. Και εκεί, αρχίζει το... εκεί έχει αρχίσει το ζόρι ήδη. Γιατί οι Κινέζοι, βλέποντα τη δύναμη που αποκτήσαμε την παραγωγή που είχανε, τη βιομηχανική παραγωγή και επίσης και την αξία που είχε αγορά τους για τα προϊόντα των δυτικών και ειδικά των Ευρωπαίων σου λέει εδώ τώρα του έχουμε, τώρα θα δεπραγματευτούμε τη θέση μας και θα είναι καλύτερη είναι καλύτερη δεν θα είμαστε σε αυτή τη θέση του μικρού καλού παιδιού του εργάτη που θα σε από πάνω φαπ φαπ, φαπ και θα παίρνεις αυτό ξεχάστε το αυτό σου λένε δυτική τι και πάμε Όλο αυτόν τον καιρό έχουν κάνει κίνηση να φτιάξουν ένα μεγάλο στόλο. Φτιάχνε συνέχεια. Πολύ μεγάλο. Εμπορικό και πολεμικό. Καλά, εμπορικό ναι, αλλά πολεμικό το λέμε τώρα. Εμπορικό φτιάχνουν, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι έχουν τόσα ναυπηγία. Η, Κινε, η κινέζικη οικονομία έχει, ε, αυτό που λέμε, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που σε περίπτωση που δεν πουλήσει τα προϊόντα τη, πρώτον. Και δεύτερον, σε πωλήσει που δεν πάρει τι πρώτε ύλε για να δουλεύει, πέθανε. Άρα θέλει δύο πράγματα. Τροφοδοσία με πρώτες ύλες, ναι. δηλαδή ενέργεια και πρώτε ύλες, μεταλά και τα λοιπά. Ναι. Και το δεύτερον, αγορές. Να πουλήσει τα προϊόντα. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα που τα πολύ φτηνά προϊόντα που φτιάχνε κάποτε, τα πολύ φτηνά τα φτηνιάρικα, τα μοιράζει και σε άλλε χώρε. Αιθιοποία, Κένια. Φτιάξτε τα τώρα εσεί δεν θέλουμε εμείς. Και αυτό είναι στα ανταλλάγματα που δίνει σε άλλε χώρε για να πάει με το νέο δρόμο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη υπερθέρμανση που είπαμε τώρα και του νέου σκηνικού που έχει δημιουργηθεί στο συσχετισμό ισχύω στο παγκόσμιο και στο νέο καταμερισμό που επιδιώκουν τόσο και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, βγαίνει ο δρόμο μεταξύ, ο νέο. Και τι λένε οι Κινέζοι, Λοιπόν, εμεί ξεκινάμε ένα project παγκόσμιο, το οποίο θα δώσουμε 1,5-3 εκατομμύριο δολάρια. Σκεφτείτε το πόσο λίγο. Οι Δυτικοί έχουν κρίσει. Οι δυτικοί λένε κόβουμε. <laughs> ε, παιδιά λιτότητα. μάς τα. Κάντε από εδώ. Άλλο τώρα το, άλλο τα χρηματιστηριά που πάμε μην λέμε πώς ζει ο κόσμος. Λέω άλλος. Θα σας φτιάξω υποδομές. Πού? Εκεί που δεν υπήρχανε. Θα τρένα, λιμάνια, δρόμους, εμπορικούς κόμβους, μεταφορικούς κόμβους, ενεργειακούς κόμβους, αγωγούς, εργοστάσια, παραγωγής φράγματα... Και έχουμε. Θα σα μεταφέρω κάποια κομμάτια τη παραγωγή αυτή που σου είπατε πολύ φτηνή. Όλα αυτά θα είναι πάνω ακριβώ στον νέο δρόμο. Θα είναι σε χώρε είναι μέσα. Μιλάμε για περίπου γύρω στις 60 χώρε. Συμπλήν τώρα είναι εκεί. Και α σκεφτούμε λίγο ότι η ανακοίνωση πρώτη φορά έγινε το 2013 στο Καζακστάν, στο Πανεπιστήμιο Ναζαρμπάγεφ. Νοσουλτάν Ναζαρμπάγεφ. Νοσουλτάν <laughs> Ναζαρμπάγεφ. <laughs> <laughs> <laughs> το Ναζαρμπάγεφ. Ναι, αλλά στο Καζακστάν. Στην Κεντρική Ασία, ναι, ονοματέρα, ε, εντάξει. <laughs> τι να κάνουμε, έτσι, να, έτσι είναι τα ονόματά λοιπόν, του. Λοιπόν, πρόεδρο του Καζακστάν ήταν πρώην, γι' αυτό και του βγάλα το όνομα. Λοιπόν, άλλε φοβερέ δημοκρατίε εκεί, αλλά οκ. Okay. Ε, και δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι έγινε σε μια περιοχή που ήταν ένα από τα κέντρα, έτσι, από περνούσε ένα από του συμβατικού εμπορικού δρόμου που ήταν μέρο του δρόμου του μεταξύ του παλιού. Οπότε δόθηκε. Με αυτόν τον τρόπο και η ονομασία και στο νέο δρόμο Μόνο που τώρα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο παίζει και ο θαλάσσιος δρόμος Και παλιά έπαιζε αλλά τώρα οι ίδιοι το λένε ότι είναι και ο θαλάσσιος Και ο θαλάσσιος δρόμος φυσικά έχει και ένα μεταφέρει προϊόντα Δηλαδή όταν κάνουμε εμείς την παραγγελιά μας ναι. Όταν κάνουμε την παραγγελία μας και λέμε το shipping ναι. Τι σημαίνει shipping να έρθει το πλοίο με το κοντέινερ να το φέρει εδώ Δεν ζητάω για αυτή την εταιρεία Τώρα που έχει βγει τη τέμου τέμου ναι, Χαμός με αυτή Αυτή σου λέει άμα δεν έρθω κοντέινερ εδώ τώρα Τελείωσε Σου wow. λέει σας το φέρω και χαμηλή τιμή λοιπόν, Σκέψου Έχει το χετσαίο κομμάτι Και μετά έχει και το θαλάσσιο Το θαλάσσιο όμως Θα περάσει Από τα σημεία που ελέγχουν οι δυτικοί και το χερσαίο θα περάσει από περιοχές που γινόταν χάος γεωπολιτικά να το συνθυμηθούμε Αφγανιστάν, Αφγανιστάν πρώτο. Πακιστάν Ιράν Ιράκ Συρία Τουρκία Να πάμε Ο. κάτω Υπάρχουν και σειράξει σε αυτέ τις... Ένα μεγάλο κομμάτι από τη Ρωσία θα το πούμε τώρα. Τι σημασία έχει αυτό από τη Ρωσία. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Άλλο δρόμο, βόρειο δρόμο. Και φυσικά στο κομμάτι αυτό εδάσκεται και πολύ μεγάλη αγωγή που φτιάχνονται από τη Ρωσία προ την Κίνα για φυσικό αέριο. Το οποίο ουσιαστικά θα καλύψει την παραγωγή. Έτσι. Δεν θα γίνει σύντομα, αλλά θα, γίνει, θα καλύψει αυτό που πουλάγει η Ρωσία προ την Ευρώπη ήθελε να τους το κόψουν οι Αμερικανοί, το κόψανε μάλιστα, να το καλύψει από την Κίνα. Αλλά αυτό θα γίνει πιο μετά. Και αυτή η σχέση έχει τη σημασία της για πολλά πράγματα. Ε, όχι αναγκαστικά θετικά και ανητικά. Όχι για μας, για μεταξύ τους. Εμείς, άστο. Λοιπόν, ε, και αυτό το πράγμα λοιπόν, το χερσαίο, ένα περνάει λοιπόν μέσα από τη Ρωσία, ένα περνάει από τη διαδρομή που είπαμε, και έχει παρακλάδια, διάφορες διαδρομές... Περνάει μέσα από τα Εμμυράτα... Συνεργασία με τη Σεωδική Αραβία, με το ΟΜΑΝ... Okay. Και κάποιο άλλο κομμάτι φτάνει και στην Αφρική βέβαια... Εννοείται... Λοιπόν, περνάει από τα στενά τη Μαλάκα που είπαμε... Σιγκαπούρια από κάτω... Βγαίνει στον Ινδικό Ωκεανό... Μπαγκλαντές... Σρι Ινδία με την Κίνα μεγάλη κόντρα από παλιά... Και ανταγωνίστρια σαν αυτοκρατορίε και μετά, και πολεμη είχαν γίνει δεκαετία του Λοιπόν, αλλά το κύρι... και τώρα γίνονται κάτι επεισόδια και πάνω στα βουνά. Λε καλά, αυτοί πλακώνονται σε κάτι παγετώνε. Σε... Πλακώνονται. Και έχουν και κάτι περίεργο έτσι. άμα το Αν δει κάτι τους... συμφωνία, σπαιδεία θα έχουμε. Όπλα παίζουμε ξύλο με τα χέρια και παίζουμε ραμπιά και με τα χέρια για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Μάλλον και πλακώνονται εκεί. Ε, είναι τώρα, λες, είναι δυνατόν. Είναι. Σοου. So. Είναι δυνατόν είναι, ξύλο όχι τώρα Μόνο για, το, για την έκθερα με το Πακιστάν ε, Η οποία τα, καρνικά, Έχει οτι... με το Πακιστάν άλλο Αλλά άλλο. το Πακιστάν επειδή ξέρω ότι η Ινδία είναι πολύ ισχυρή Με να έχει κάνει συμμαχία Με την Κίνα <laughs> Α, <laughs> Τυχαίο όχι Λοιπόν περνάει λοιπόν από όλα αυτά τα μέρη Και η Ινδοκίνα βέβαια Και μετά συνέχεια συνεχίζει Πάει ένα κομμάτι στην Αφρική Άλλο πάει στον Περσικό κολπο Πετρελαιό Αέριο, ενέργεια Στην Αφρική, πρώτες ύλες Σε πάρα πολλά πράγματα Να μην σύντωσε για κογκόκο, βάλτια Για τις σπάνιες γαίες και τα Πρώτοι Κινέζοι Στον κόσμο στην επεξεργασία Αυτή τη στιγμή και σε αποθέματα Πρώτοι στον κόσμο okay. Πραγματικά Λοιπόν ε... Και παίζουν πολύ επιθετικό παιχνίδι Οικονομικά όμω, Ακολουθούν μια στρατηγική έχουν βάλει και το Κομφούκιο μέσα Διάφορα Λοιπόν και λένε Ας πούμε ουσιαστικά άμα το κοιτάξει κάποιος Είναι ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι πριν τους, Μέχρι τους Παγκόσμιους Πολέμους Και λίγο πριν πριν πούνε Χωρίς να εμπλακούνε Μια λογική που λέει πηγαίνουμε Έχουμε τα δικά μας Αλλά δεν εμπλεκόμαστε στους πολέμους που κάνανε μεγάλοι Οι Ευρωπαίοι κυρίως Μακριά εμεί από εκεί Πήγαν με τάσα ωραία και τώρα οι Κινέζοι με τη Ρωσία που λέγανε θα εμπλακεί, που σιγά μην εμπλακεί. Θα γίνει σωτήρα. Κατεβαίνει με ειρηνευτικό σχέδιο. Εμεί είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε να πάμε. Ακολουθούν μια τακτική τέτοια. Σου λένε μην δείξουμε δόντια. Από πίσω δουλεύουν τα εργοστάσια, φτιάχνοντα όπλα, αεροπλανοφόρα, πλοία, αντιτορμυρικά, όλα. Τα πάντα, βέβαια. Αφού πρέπει να ανταγωνιστούν του Αμερικάνου στο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή στο θαλάσιο δρόμο που έχει και φτάνει, είπαμε. Μετά το Περσικό περνά από την Ερυθρά θαλάσσα, περνάει Σουέζ και φτάνει στη Μεσόγειο. Ένα κομμάτι της Μεσόγειου ποιο είναι? Ο Πειραιάς του δρόμου. Γι' αυτό θα έχουμε εδώ περισσότερα φορά. <laughs> εδώ έπεσε όμως μετά ένα στό. Τώρα στη συμφωνία όμως που θα στείλουμε... Εδώ έπεσε ένα στόπ. Μεγάλη ιστορία κι αυτό. Τι έγινε. Okay. Τι έγινε? Γιατί σου λέει όπα... Πας να κάνεις έτια μπίζνα με την Κινά. Με μα μας ρώτησες. Μπαμπά. Ε, παιδάκι μου. Ναι. Λίγο δύσκολο. Οπότε μαζεύτε το. Μα εμείς και τα και, και πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Και εδώ πέρα κάποιοι σε διάφορα μίντια ειδικοί στο επιχειρήν ε, λέγανε πολύ καλά τα λεφτά φοβερή συμφωνία πάμε να κάνουμε και βγήκαν οι άλλοι. Νατο, Ουκρανική σημαία, Ισραηλική σημαία Γενικά, λοιπόν, και λένε όχι, πάτε να κάνετε με αυτός, όχι και όχι, έχουν παγώσει τα πράγματα, σιδηρόδρομος, οι Κινέζοι, τον ελληνικό σιδηρόδρομο θα τον είχαν φτιάξει ήδη για τους δικού τους λόγου. αλλά θα τον είχαν φτιάξει ήδη, εμείς ζητώσαμε στους Ιταλούς, Μπράβο, δελεασμό. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι τα μίνδια γιατί κάνουν έρευνα, ρε. <laughs> κάνουν τα μίνδια <media> έρευνα. <laughs> Ό,τι γίνεται ιδιωτικό, πάβει έρευνα. <laughs> Πριν γίνει ιδιωτικό, έχουμε φύλλο έρευνε. Κατσαρίδε. Κοιτάξτε, τουαλέτε. Κοιτάξτε, πέφτουνε σοβάδε. Ναι, όταν γίνει ιδιωτικό, <laughs> μετά εξαφανίζονται. Τα αεροδρόμια δουλεύουν τέλεια. Οι Aegean και η Airbus τέλεια. Δεν έχει καθυστερήσει ποτέ. Oh. Έτσι, ναι. Λοιπόν, οι δρόμοι φοβεροί. Και Καθόλου ακριβή. Τσάμπα είναι. Τσι εθνικέ εδώ Λοιπόν, τα λιμάνια το ίδιο. αυξάνεται βέβαια τα εισιτήρια και στα πλοία, αλλά επειδή αυξάνονται τα καύσιμα. Όταν πέφτουν, βέβαια δεν πέφτουν οι τιμέ, παραμένουν. Εντάξει, να έχουμε και απόθεμα. Έχει το ίδιο, γίνεται και με βενζίνη. Ναι, τα νοσοκομεία. Έχει δει ποτέ ρεπορτάζ για ιδιωτικό νοσοκομείο. Μόνο θα δούμε εάν υπάρχει ανταγωνισμό με άλλο νοσοκομείο και ο ιδιοκτήτη του κανάλιου έχει κόντρα. Οπότε πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Λοιπόν, στα πανεπιστήμια το είδαμε τώρα. Παλιό λέει ο νόμο που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών. Ακου, παλιο, άκου επιχείρημα. Παλιό. Ξανά πάμε και στην αρχή, αλλά εντάξει. Οπότε τώρα, με τους σιδηρόδρομου λοιπόν, θα κάτσει κανένα να κάνει ρεπορτάζ. Όχι, αφού έχουν περάσει διότι όλα δουλεύουν τέλεια. Μέχρι που ήρθε αυτό που έγινε, η τραγωδία. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, φύγαμε. Επιστρέφουμε. Θέλαν λοιπόν να φτιάξουν ένα δρόμο που θα φεύγουν τα εμπορεύματα από το λιμάνι του Πειραιά. Τα κοντέινερ και τα εμπορεύματα μέσω άμαξοστοιχηών και θα πηγαίνουν στην κεντρική Ευρώπη. Η συγκεκριμένα θα περνούσαν από τη Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια, από τη Σερβία, από την Ουγγαρία, στη συνέχεια και μετά στην Αυστρία. Γενικά κεντρική Ευρώπη. Έχει διάφορα μετά, πάσα άλλο δίκτυο και τέρμα. Μία οδό. Σου λέει για να μην έχουμε μόνο ένα δρόμο Πάμε και στην Ιταλία λένε Ιταλίνε ναι δεχόμαστε Παίζει και συμφωνία να παίξουμε και με 5G Να το αναλάβουν οι Κινέζοι Γιατί δίνουμε πιο καλή τιμή Και έχουμε και μεγαλύτερη υποδομή Δέχονται οι Άπωνες Μπαίνουν οι Αμερικάνοι τι κάνατε Οι Άπωνες λέω συγγνώμη η Ιταλή δέχονται. Έρχονται οι Αμερικάνοι λέει, Τι κάνατε Κάνατε κάτι και δεν ακούσαμε καλά Μήπως τι πώ το είπατε είναι <laughs> η μελόνι που εμείς θα κάνουμε Και θα δείξουμε πίσω όλα Κόβονται Οπότε οι Κινέζοι τους μπλοκάνουνε σιγά σιγά Γιατί? Γιατί η Κίνα Οι Δυτικοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά Καταρχάς δεν τους άρεσε καθόλου τον μπαράκι που σήκωσε Προσέξτε Εδώ δεν λέμε είναι καλή ή κακή ναι, λέμε τι γίνεται. Λέμε τι συμβαίνει. Μια ναι. περιγραφή κάνουμε. Τοποθέτηση μπορούμε, θα μπορούμε να κάνουμε από θέλουμε. Θα το δούμε. Εννοείται ότι το κινέζικο μοντέλο δεν μα αρέσει, αλλά από την άλλη και το δυτικό που παίζει δεν μα αρέσει καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι ε, θέλω, σε αυτή την περίπτωση που λέμε, σήκωσαν μπαϊράκι, έγιναν πιο ισχυροί. Και μαζί με τη Ρωσία, που έχει το στρατιωτικό σκέλος κάνα μια συμμαχία και σου λέει πάμε να διεκδικήσουμε νέο καταμερισμό. Δηλαδή θα τα μοιράσουμε αλλιώ, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμο δεν θα είναι μονοπολικό, αλλά θα είναι πολυπολικό. Και σε αυτό τον καταμερισμό εμφανίστηκαν και άλλε δυνάμει που λένε όπου και εμεί θέλουμε. Και αφού ο γεμόνα, ο ένα, ο παλιό, ο Άρχων, η Αμερική δεν θέλει να τα μοιράσει, θα πάμε και εμεί με του άλλου και μετά θα παίζουμε μπάλα. Να πούμε και άλλε χώρε που είναι στου αδέσμευτου και δεν παίζουν. Η Ινδία, του χάρη, Βραζιλία και Τουρκία και οι Άραβε. Παίζουνε, πώ δεν παίζουν. Πώ δεν παίζουνε. Μιλάνε και με του δύο. Βέβαια. Οπότε λοιπόν, ο νέος δρόμος του μεταξύ τι κάνει. Πρώτον, παραγωγή μεγάλη την οποία τη διαθέτουμε στις αγορές των Ευρωπαίων που μπορούν να σηκώσουν και πιο μεγάλες τιμές, πιο υψηλέ. Οπότε, περισσότερα εργάσια Και δεύτερον, εισάγουμε πρώτες ύλες και τεχνολογία από την Αφρική για παλές χώρες για να τις χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή μας. Λοιπόν. Αλλά έχουμε... Δίνω και παίρνω, δηλαδή. Okay. Και αυτό το δίνω και παίρνω, αυτή η ανταλλαγή μα βοηθά να συντηρούμαστε. Γιατί η ρυθμή ανάπτυξη τη Κίνα είναι τεράστια. Πολύ υψηλή. Πέφτει, βέβαια, τώρα το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι πολύ υψηλή. Λοιπόν, οι δυτικοί ξέρουν ότι, για να, επειδή βλέπουν ότι οικονομικά έχουν και πολύ μετρητό, έχουν φτιάξει αυτή την τράπεζα που παίζει μπάλα για να το χρηματοδοτήσει αυτό. Ε, μετά συνέχεια. Ε, οι ίδιοι έχουν θέματα, είπαμε, και φοβούνται να κάνουν ανοίγματα Αυτό το έχουμε εκμεταλλευτεί οι Κινέζοι πάρα πολύ Και έχουν πάει στην Αφρική και κυριολεκτικά έχουν εξαγοράσει ολόκληρε κυβερνήσει. Δεν χρειάζεται να κάνει στρατητική υπάμβαση, πάνε και τους λένε Λοιπόν, έχουμε μάθει κύριοι ότι χρωστάτε στο δουνουτού Δηλαδή το αντίστοιχο κινέζικο, αλλά το δουνουτού είναι το δυτικό Δείτε πως φτιάχτηκε άλλο ένα ίδιο και τώρα μου λέτε εμένα να διαλέξω ένα από τα δύο. Ε, κανένα, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, κανένα. Δουνουτού είναι και αυτό, είναι αλλά κινέζικο. Αλλά έχει και το δουνουτού, το original, και λέει θα φτιάξουμε ένα. Λοιπόν, και τι σου λέει, έχουμε μάθει ότι χρωστά. Θα... Θέλετε να σα δώσουμε τα λεφτά και να πάρουμε αυτό το λιμάνάκι εκεί πέρα. Και σαν ανταποδοτικά, θα σα δώσω και μερικού δρόμου. Σα φτιάξω. φτιάξω και κάνα, ξέρω εγώ, νοσοκομείο ή κάτι άλλο. Φτιάχνει. Είναι πιο πονήρια αυτή γιατί το είχαν δοκιμάσει από τη το δεκαετία του 70 και το 60 συνέχεια γιατί η έννοια τρίτος κόσμος είναι του ΜΑΟ διότι αυτοί προκειμένου να αποκτήσουν συμμαχία οι Κινέζοι ξέρουν ότι με τη Σοβιετική Ένωση υπάρχει ανταγωνισμό. Πέξανε με αυτό το λεγόμενο τρίτο κόσμο και παίξαν πολύ με την Αφρική και είχαν ξεκινήσει πακέτα βοήθειας από το παρελθόν. Και έχουν φτιαχτεί έργα με αυτά τα οποία τα είχαν διαφημίσει, ορίστε η ειρηνική συνύπαρξη και η φιλία των λαών, με κάτι σιδηρόδρο που φτιάξανε νομίζω Τανζανία ή Ζιμπάμπουε, κάτι τέτοια. Λοιπόν, και ήταν ορίστε παιδιά μαζί και τα καταφέραμε, πρέπει να δείτε το ε, Δηλαδή υπάρχουνε, ψάξτε τα και θα τα δείτε, υπάρχουνε δοκιμαντέρ γι' αυτό. Είναι πολύ υλικό, εντάξει, είναι βαρετό για κάποιους, δεκτό. Δεκτό, όλα δεκτά είναι. Α, λέμε τώρα, πατήσανε σε αυτό οι Κινέζοι, είχανε το know-how πώς να προσεγγίσουν και ξέραν ότι δεν θα πάμε πιστολάδες πρώτων και δευτερών ε, δανειστές στιγμή. Θα πάμε με άλλο τρόπο του τύπου την ναι, σε δανείζω, θα σου φτιάξω και ένα νοσοκομείο, θα σου σχολεία. Σε χώρε όπω η Αφρική, που κατάσταση είναι άθλια, τι θα πούν αυτέ, και κυβερνήσει που το χρήμα το βλέπουν και γυαλίζει το μάτι εδώ, γυαλίζει εμά, θα γυαλίζει αυτού, τι είναι, Γιατί είμαστε εμεί, καλύτεροι ή χειρότεροι, ε, Τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνετε την επίδραση που είχε, έχει φτάσει σε σημείο να ελέγχει τη μισή Αφρική, μη σου πω και παραπάνω. Κυριολεκτικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι Αμερικάνοι αναγκαστήκαν και φτιάξανε ξεχωριστή διεύθυνση του Αμερικανικού στρατού, διοίκηση, όχι διέφθηση ξεχωριστή διοίκηση του Αμερικού, που είναι επικεντρωμένη στην Αφρική, γιατί θα πει κάποιος, μα γιατί ξέρουν ότι το παιχνίδι, μέρος του παιχνιδίου παίζεται εκεί. Άρα έχει ξεκινήσει μια σύγκρουση στην Αφρική και θα έχει πολύ αίμα με πραξικόπηματα, με εξεγέρσεις, πάντα με στην ναι. πάντα. Παντού είναι, αλλά και πόσα Και ο καθένας μαζεύει τους πέκτες του. Και σε αυτό τη σύγκρουση της γεωπολιτικής, τη μεγάλη που έχει ξεκινήσει σε όλες τις πλευρές, παίζουν όλα ρόλο. Από αθλητικές διοργανώσεις μέχρι ε, θρησκείες, event, mm. ναι, μια και λέμε το πολιτισμικό κομμάτι, event πολιτισμικά, διαγωνισμοί, παγκόσμιοι, τραγουδιού, τραγουδιού. Εδώ την Eurovision την έχουν κάνει πιο πολιτικό. Πεθαίνει. Ε, είναι χώρα φιλική σε εμά, θα πάρει αυτή. Ε, είναι χώρα εχθρική, δεν θα πάρει τίποτα. Πάτο. Ε, Πέξε μπαλάκι. Ε, αποκλείεσαι. Εσύ. Ξέρω εγώ. Ποιο θα, το... ε, θα το. Δεν τα πάρει αυτό. Τέλο πάντων, παίζουν όλα. Με τη θρησκεία τα είπαμε και στην αρχή. Λοιπόν, Όχι μόνο γι' αυτό. Άλλο τώρα το θέμα το κατά πόσο έχουν δίκιο ή όχι στο συγκεκριμένο ζήτημα με το ψήφισμα που πάμε. Μην το μπερδεύουμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Μην το μπερδεύουμε έτσι. Το τονίζω αυτό. Μην... Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι παίζουν όλα. Λοιπόν, και σε αυτό το κομμάτι που λέμε ο ανταγωνισμό είναι τεράστιο. Δηλαδή, οι τρει χώρε Μάλι, Νίγηρα και Μπουργκίνα Φάσο, πρώην Ανοβόλτα. Τέλο πάντων. Χώρε τώρα οι οποίε δεν έχουν θάλασσα καμία από αυτέ. Αλλά καθόλου τυχαία από εκεί είχε χρυσό και το ουράνιο τη Γαλλία. Που η Γαλλία, αν και κάτι πενέβαινε τώρα στην Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, Εγώ έχω τα πυρηνικά μου εργοστάσια και δεν έχω ανάγκη ούτε για να μογεννήτριε, ούτε τώρα να φέρω λιγνίτη, ούτε τίποτα. Και έχει μείνει μία χώρα να πάρει ουράνιο ακόμα. Και αυτή είναι το Τσάντ. Και καθόλου τυχαία έχει ένα Τάρτικο εκεί στο Τσάντ. Γνωρίζετε <laughs> να φανταστείτε. Από διάφορου, αλλά. αλλά... Τι κάνε τώρα Σου λέει εσύ τόσο καιρό Όταν κατερε, καταρρεύσαμε οι άλλοι Για να πας και να επέμβεις σε διάφορες χώρες Τι είχε πει Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας Το ξεχνάμε Ωραία Αποκαλύφθηκε μετά ποιοι χρηματοδότουσαν Πάρα πολλές οργανώσεις Τζιχαντιστών ομάδων και τα λοιπά Ήδη. Ποιοι ήταν Ένα μέρος ναι. και συμμαχή τους. Ναι. Το πιο αποκαλυπτικό ήταν η Συρία και το Κατάρ και τα... οι χώρε του κόλπου, οι μοναρχίε δηλαδή, η Αμυράτα, η Σαουδική Αραβία κτλ., δίνανε χρήματα σε αυτού. Και η Τουρκία βοηθούσε και το Ισραήλ βοηθούσε. Όλοι βοηθούσαν. Αρκεί να πέσει ο εχθρό, ο κοινό. <laughs> Όταν μετά αλλάξαν τα πράγματα γιατί κατέβηκε ο Ρώσο και λέει: Ο Πάπα, και μπορώ και του έχω και για άλλου λόγου που έχει να κάνει με εσωτερικού συσχετισμού στι ΗΠΑ, μαζεύτηκε. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτό το μάθαν και το επεκτείναν παντού και το χρησιμοποίησαν και στην Αφρική. Και στην Αφρική. Και είναι φοβερό να δει στην Αφρική σε χώρε, παραδείγματο χάρη Τανζανία και Μοζαμβίκη. Προσέξτε τώρα. Σύνορα Μοζαμβίκη-Τανζανία σε περιοχή που έχει βρεθεί πετρέλαιο. Και πάλι είναι οι Γάλλοι στη μέση. Αλλά τέλο πάντων, όχι μόνο οι Γάλλοι είναι και άλλοι. Αλλά έχει βρεθεί πετρέλαιο και στη θάλασσα και γενικά είναι περιοχή. Και εμφανίστηκαν τζιχαντιστέ και είναι και δυνατή λέει <laughs> <laughs> δηλαδή α, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα δεν θέλω να τα πω, να πούμε τώρα σε αυτό πρώτον δεν μας φτάνει η ώρα δεύτερον θα χαθεί η μπάλα αλλά προσπαθώ να δώσω μια εικόνα του τι συμβαίνει προσπαθεί λοιπόν η Δύση να πνίξει αυτό το δρόμο διότι ένας δρόμος χρειάζεται ασφάλεια σταθερότητα, να ξέρει ότι ο άλλος τον χρησιμοποιεί και είναι και το δεύτερο είναι ότι όντω καλύπτει τι ανάγκε του και του φέρνει κέρδη. Αν έχω στα κάνω όλα πάχαλο, Να, τι ναι. θα γίνει, Το καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα. Πολλά πράγματα από τη στρατηγική των δυτικών απέναντι στου ανατολικού και των ανατολικών απέναντι στους δυτικού τώρα Πώς επηρεάζουνε, γιατί εγκαινιάστηκαν σιδηροδρομικέ ε, διαδρομέ. Που φτάνουν από την Κίνα και μέχρι, το, μέχρι την Πολωνία, παραδείγματο χάρη, γενικά και άλλε χώρε τη Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν. Θα στο κάνω μπάχαλο. Συριακό εμφύλιος Δεν θα πιάσω τώρα να συζητήσω ροζάβες και τέτοια. Δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη λογική. Λοιπόν, ο Συριακό εμφύλιος ε, Έχει τον άδωμο που περνάει από τη Ρωσία. Ο άλλος δρόμος περνάει από την Τουρκία Αλλά η Τουρκία είναι η δυτική χώρα Ζητάει πολλά Οι Ρώσοι όταν επενεύει Σαν στη Σύρια Δεν χάσει το μυαλό του μόνο να σώσουμε Και τον Άσαντ Ένα κομμάτι Και να βάλουμε πάλι πόδι στη Μέση Ανατολή Που είμαστε χαμένοι το, αυτό. Σε αυτό το σημείο Η Κινέζη σου λέει περνά ένα κομμάτι Του δρόμου Και φτάνει σε λιμάνι τη ανατολική Μεσογείου και τον ελέγχουμε εμείς Ελέγχουμε αυτό Ελέγχουμε το βόρειο δρόμο Ελέγχουμε αρκετά γενικά Και το άλλο είναι το Ιράν Περνάει Το Ιράν το οποίο οι Ισραήλοι το έχουν πρώτο στόχο Σου λέει κινδυνεύουμε από αυτό Οι Αμερικάνοι από τότε που άλλαξε Και έπεε ο Σάκης Από το 73 ο Σάκης ε, Και είναι πάνω οι μουλάδες Σου λέει τέλος με αυτού Προσπαθούν με χίλιους τρόπους Κάπου το χάνουνε Πολλοί λόγοι που το χάνουν. Δεν mm -hmm. είναι οι μουλάδε πάνω, άστα να πάνε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το Ιράν σου λέει: Αφού μου έχετε βάλει στον μπουκα και προσπάθησα εγώ να τα βρω μαζί σα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και όταν ήρθε η ώρα πάλι μου τη φέρατε, θα πάω με αυτού που μου δίνουν και χοντρά λεφτά και θα με στηρίξουν στρατιωτικά. Και είναι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Και την κάνανε αυτή τη συμφωνία και τη συμμαχία. Και τελείωσε. Οπότε οι Δυτικοί ξέρουν ότι άμα πάνε και κάνουν επίθεση στο Ιράν, δεν θα είναι μόνο του. Θα έχει full στήριξη και όχι να μπουν άμεσα, έμεσα. Όπω γίνεται με την ογκρανία. Είμαστε ναι. εδώ και παρτά πάρ όλα. Πάρε λεφτά, βασικό. Πάρε όπλα, βασικό. Πάρε εξοπλισμό, παρτά πάρ πάντα. Πάρε δορυφόρος, πάρε Έλα να παίξουμε αλλιώ. <συσχύ> Δύσκολο. <συσχύ> <συσχύ> και κακό. <συσχύ> ε, ναι, γι' αυτό ναι. όλοι αυτοί οι πολυλογότατοι τύποι οι ακαδημαϊκοί του παντίου που βγαίνουν και κάνουν αναλύσει στο <συσχύ> Δύο είναι. Ναι, είναι διάφοροι. Οι δύο είναι γιατί. οι ναι. κύριοι που βγαίνουν, που ναι. εντάξει, ασχολούνται μόνο με την Τουρκία ναι. και με τον Τρίτο Παγκόσμιο. Δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ. Να... Δηλαδή είναι δύσκολο να βρεθεί άποψη, να ακούσει κάποιο άλλο. Φοβία, να πει κάτι άλλο, γιατί πέφτει η μαχαίρια, ναι, μαχαίρι, ρε, παιδί μου. Δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι... Λες, σου λέει τα συμφέροντά μα είναι αυτά, εμεί αυτά θα πούμε και άμα πούμε κάτι άλλο. Μπορεί να πα κάνω τηλεφωνάκι. <laughs> <laughs> Οπότε εντάξει. Λοιπόν, όπου και, και να έχει και δουλειά, να έχει και λεφτά. Αλλιώ. Εντάξει, έχει δουλειά απ' έξω μηχανάκι πηγαίνε. Έτσι απλά έχει, κάνει ένα κόλλημα Αλλά θέλω να πω ότι Αν το δούμε Αυτό όπως πάει δείτε πού περνάνε οι δρόμοι Τσοκ πόιντ Σου λέει θα μου το κάνεις εσύ μπάχαλο Θα στο κάνω και εγώ μπάχαλο Βάλε του χούτι να βαράνε Λίχνουν δύο τρία πυραβλάκια εκεί κάνουν φασαρία Οι άλλοι λένε χαμός Κοίτα τι γίνεται ναι. οι Θα πάει να κάνει επέμβαση Καλά, τι τιμέ τι αυξάνε όποτε θέλουν. Αυξάνε το... έτσι κι αλλιώ. Για τον πόλεμο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μα έχουν πει πώ έχει αυξηθεί. Από το γεγονό ότι παίρνει το πετρέλαιο, την ενέργειά σου από πιο ακριβό ε, πάροχο, δηλαδή από τι το έχουμε καταλάβει. Οι ανατολικέ χώρε τη Ευρώπη που παίρνανε το πετρέλαιο του φτηνά και το αέριό του. Τώρα που θα το πάνε πόσε φορέ πάνω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μα αυτό παίζανε και Τώρα σου λένε, Δηλαδή, αν καταλάβουμε τα επιχειρήματα που έχει ο ένα και ο άλλο, είναι αυτό. Δηλαδή, σου λέει, δούνα και λαβίν. Διαφέρεται. Ναι, αλυσβερή είναι. Λοιπόν, επίση του λέγανε, τι σα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσα. Πάνε οι Κινέζοι, εμεί λέει, Σου δίνουμε τόσα. Θα σου φτιάξω το ένα, θα σου φτιάξω το άλλο. Θέλετε. Έμπαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, Κοίτα, δίνουν περισσότερα, αλλά άμα πει ναι, εγώ θα στα κόψω όλα. Επιδοτήσει όλα. Οπότε και λένε, πει, Εντάξει, λίγο μπορούμε να πάρουμε λίγο. Λίγο γιατί, γιατί και οι Γερμανοί θέλανε να πουλήσουν στην Κίνα. Δεν θέλουνε. Και βέβαια θέλουνε. Εννοείται ότι θέλουνε. Και τώρα που κάνουν και κουμάντο οι Αγγλοσάξονες στη Δύση, όχι οι Γερμανοί, δεν διαδείτε τους Γερμανούς τώρα, έχουν περάσει σε πολύ πιο χαμηλό level. Τώρα κάνουν οι Αγγλοσάξονες, αυτοί έχουν το πάνω χέρι. Και είχαν τις δυνατότητε και το κάνανε. Λοιπόν, οπότε σε αυτή τη λογική πλέον, πρώτο είναι πρώτο, κατινάζουμε στον αέρα όλο το project που μπορούμε θα σου πει τώρα κάποιο. ρε φίλε γιατί φύγανε από τα Αυγανιστάν αφού ήταν μέσα στο δρόμο γιατί καλή ερώτηση δίνω και την απάντηση πότε φύγανε λίγο πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία αν οι, οι, οι, κάνανε η δυτική πόλεμο στην Ουκρανία ενώ υπήρχε το Αυγανιστάν θα του το πέφτανε από εκατό μέρη από εκατό μέρη θα του την πέφτανε ε, φύγανε πριν το γίνει Έ ε, το ξανατό το προετοιάζε. Και οι δύο το ξέρουν. Οι δύο πλεύρε. <laughs> η λαγή είναι από την πληγών. Εκείνη το πρόβλημα. Και έχει εκατοντάδε χιλιάδε να κρουαζού και κάτω στη μέση ανατολικά. Δεκάδε να κρού. Σφαγείο κανονικά. Και αυτό είναι μέρο τη κατάσταση λέξη. Οπότε λοιπόν, γίνεται σφαγί για τα δίκτυα. Ποιο θα ελέγχει τα δίκτυα στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται γεωπολιτικά. Δηλαδή έχουν δυναμώσει εκ των πραγμάτων οι δύο αυτέ χώρε προσπαθούν να αποκόψουν ε, ο καθένας να φτιάξει το δικό του σημαίνει ότι η κάθε συμμαχία αρχίσει να σφίγγει στο εσωτερικό γίνεται πιο σκληρή και εμείς εδώ το βιώνουμε ένα μέρος κατα... της κατάστασης δεν έχει, απαγορεύεται να πεις τώρα κάποια πράγματα παλιάς, παλιά έλεγες, δηλαδή του τύπου αν μήπως να δούμε μήπως αυτό που έχει γίνει είναι λάθος ή αυτή η χώρα είναι έτσι, όχι τέρμα, τερμα είπαμε, φιλοπούτινικός κατευθείαν αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή στη Λιβύη πήγαν και διαλύσανε μια χώρα. Είπαμε ότι ο Καντάφη ήταν καλό. Όχι, δεν φίλε. Δεν είναι θέμα είναι καλό ο Καντάφη. Ήταν μια χώρα την οποία τώρα είναι ρημαδιό. Και πριν είχαν ένα κάποιο... Ένα level. Το οποίο ήταν. Ναι. Μέχρι εκεί όμω και μόνο. Ναι. Τα άλλα ναι. τα συζητάμε ότι θέλουμε. Δεν λέμε κάτι. Να το προσέξουμε αυτό. Αλλά μιλά για καθημερινότητα, για ζωή, για απλό κόσμο, ο οποίο τώρα λέει λατείται. Και έχει πάει το επίπεδο ζωή του σε μια αθλειότητα. Τι είναι αυτό, Του Χούτι που λένε: Αν δει κάποιο, οι Χούτι είχαν ένα κίνημα από κάτω. Δεν ήταν τη πλάκα. Το ότι συμμαχήσαν με το Ιράν ήταν γιατί αυτό που ήταν επάνω. Η κυβέρνηση τη Ιεμένη που ήταν τότε επάνω ήταν με του Δυτικού στηρίζονταν. Άρα, πού θα βρω σύμμαχο από του Δυτικού, ευρύκα από την άλλη πλευρά. Α το πάρουμε και λίγο ρεαλιστικά. Λοιπόν, οπότε. Θα παίξω μπαλακή. Και επίση έχουν φάει τόσο ξύλο από τη Σαουδική Αραβία, του έχουν βαρδίσει τόσο πολλέ φορέ. Τι, τι να πούνε, θα φάμε και άλλε μπόμπε. Δεν θα φάμε, σου λένε αυτή. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο, δεν σημαίνει ότι ο κόσμο σκοτώνεται τέτοιο, αλλά σου λέει το έχουμε ξαναδεί το έργο. Με τα καλύτερα αεροπλάνα μα πετάγανε, οι <laughs> ίδιοι μας τα πετάγανε σχεδόν. Ε, ωραία, τώρα θα είναι πιο εύστοχα και πιο. Εντάξει, μπράβο. Πάμε. Χειρουργικά χτυπήματα. Πάντα χειρουργικά. Ναι, ναι. <laughs> τα, τα βλέπουμε συνέχεια. <laughs> Με τι παράπλευρε απώλειε χειρουργικά. Λοιπόν, λοιπόν... Οπότε έχει λοιπόν αυτό το τεράστιο project, το οποίο ξεκίνησε και άρχισαν οι χρηματοδοτήσει. Χτίστηκαν, κατασκευάστηκαν μεγάλε υποδομέ. Να πούμε σε αυτό εδώ ότι έχει και μια άλλη μορφή. Η Κίνα σκέφτεται τι θα γίνει σε περίπτωση που οι δυτικοί μου μπλοκάρουν τη θάλασσα σε ένα πόλεμο. Μου μπλοκάρουν τα στενά εγώ πως θα τα παρακάμψω δείτε το χάρτη και δείτε τι κάνουν οι Κινέζοι για να παρακάμψουν όλα τα checkpoints, δηλαδή τα σημεία ελέγχου το Σουέζ, το Μπάμπελμαντεμ τα στενά της Μαλάκας και από εκεί πέρα μετά θα καταλάβουμε αρκετά πράγματα σε ένα μέρος δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του project είναι στη Βυρμανία η μιανμά σημερινή yeah. η Μπούρμα παλιότερα Λοιπόν, η Βυρμανία είναι στην Ινδοκίνα, είναι δίπλα από την Ταϊλάνδη και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν, η ε, Κινέζοι πήγανε στην πρόεδρο της ε, Μιανμάρ, η οποία έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, ως αγωνίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στη Χούντα της Μιανμάρ. Λοιπόν, και ε, τη είπανε ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα λιμάνι, που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή θα φτιάξουμε mm. κάτι αγωγούς ναι ναι εδώ εδώ, αυτό είναι. Α, ναι, ναι. εδώ. Ναι, ναι. πάρουμε ένα λιμάνι θα φτιάξουμε κάτι αγωγού, θα φτιάξουμε και δρόμους και σιδηρόδρομους και θα πηγαίνει κατευθείαν στα σύνορα πάνω τα κινέζικα καταλαβαίνουμε γιατί έχει σημασία όταν χτίζεται αυτό παρακάμπτη ναι, ναι. συν ότι είμαι σε μια χώρα που θέλω να έχω λόγο το υπόλοιπο Λοιπόν, ωραία. Πάει λοιπόν η πρόεδρο και λέει, εσεί δυτικοί που με στηρίξατε και τα λοιπά, αρχίζαν οι και τους λέγανε, Τι πα να κάνει εκεί. Εννοείται, έχουν υπηρεσίε, τα μαθαίνουν. Τι πα να κάνει εκεί. Λέει, ωραία, εσείς θα δώσετε κάτι. Και τους δίναν κάτι προγράμματα τύπου Masterchef και τέτοια. Εντάξει, να πούμε τι έγινε. Κινά Εύκολα. Λοιπόν, Κίνα, γιατί οι Κινέζοι έτσι κάτι άλλο Θα φτιάξουμε ένα τεράστιο κομμάτι του οδηγού σας δικτύου Σούπερ υποδομή, ωραία Και άλλα Άλλη χώρα Πακιστάν Πάλι λοιπόν στο Πακιστάν Μια χώρα που οι Δυτικοί, οι Αμερικάνοι Και οι Άγγλοι στο παρελθόν Και οι Αμερικάνοι και λόγω του πολέμου στο Αφγανιστάν Είχαν τεράστια επιρροή Μια χώρα η οποία και δικτατορίε είχε φιλοδυτικές στο παρελθόν και γενικά ήταν ένα, μια χώρα που η οποία διατείνεται φιλικά ως μουσουλμανική χώρα πολύ φιλικά Λοιπόν, αλλά είπαμε υπάρχει και το τοπικό στοιχείο που είναι η κόντρα με την Ινδία που του έχει φέρει σε μια ιδιαίτερη σχέση με την Κίνα δηλαδή θα κάνω τον εχθρό του εχθρού για να μπορέσω να εξορροπήσω τα πράγματα Πάνε λοιπόν οι Κινέζοι και τους λένε λοιπόν εμείς που είμαστε και φίλοι θέλουμε από ένα λιμάνι στην στον Ινδικό Οκεανό έξω από τα στενατορμούς του Κουάταρ λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε ένα λιμάνι στο οποίο θα πηγαίνουν πλοία μεγάλα βαθαίως ύδατος λέγονται αυτά τα λιμάνια. λοιπόν θα φτιάξουμε δρόμους οι οποίοι θα φτάνουν μέχρι τα Αιμαλάια και θα φτάνουν στα Κινέζικα σύνορα και εμείς θα σας φτιάξουμε υδροληκτικά εργοστάσια δρόμους, αρδευτικά έργα και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και όλα αυτά Κ� Τόσα δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια. Αμέσως οι Πακιστάνοι λένε, κάτσε ρε παιδιά, εδώ είναι δυνατό το deal δεν είναι λίγο. Το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά για να γίνει λίγο κατανοητό. Πάνε οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοί τους λένε, τι κάνετε, τι πάτε να κάνετε εκεί. Μας κοροϊδεύετε. εμείς σας χτίσαμε, εμείς σας φτιάξαμε, εμείς σας δώσαμε τα όπλα να δώσετε στους... Αντάρτες να χτυπήσουν στους Σοβετικούς. Εμείς σας δώσαμε τα όπλα να παίζετε μπάλα στην περιοχή. Τώρα πάτε να μας κάνετε τέτοια. Ωραία τι λένε. Πόσα μα μας δίνεις. Θα πάρεις τίποτα. Θα πάρεις τρίχες. Γεια σας Κυρία Κινέζοι. Πεκίνο. Τα βρήκαμε. Λοιπόν. Και αυτό το κάνε ένας. Το είχαν ξεκινήσει. Και μάλιστα να ξεκίνησε και ο πόλεμος. Τότε ήταν πρόεδρος νομίζω ο Αγάχαν. Ένα ε, ηγέτη ενό κόμματο εκεί, ο οποίο βγήκε α πούμε με μια πιο φιλολαϊκή ατζέντα, πρώην παίκτη του κρίκεται κτλ. Αστέρα, το ξέρουν, ναι, μετράει πολύ σε αυτέ τι λοιπόν, Ναι, ναι, ναι. ναι. Εθνικό, λοιπόν, εθνικό. Ο Ζαγοράκη, ο Ζαγοράκη. <laughs> <laughs> <laughs> και πήρε και κάποια μέτρα φιλολαϊκά, αλλά είχε δύο κόμματα που τα είχαν δύο οικογένειε και παίζανε μπάλα τόσα χρόνια και τι έχουν ρημάξει. Σου λέει Α δοκιμάσουμε και αυτό, κάνανε ό,τι κάνανε και όταν έγινε ξεκίνησε ο πόλεμος ο πρόεδρος του Πακιστάν βγήκε φάτσα κάρτας χειραψία με τον Πούτιν <laughs> κακό λοιπόν έχεις και με τον Πούτιν κάνουμε τώρα. έχεις και με τους Κινέζους χερετάς και έχει με την έννοια τον έχουν φυλακίσει τον έχουν βάλει, τον ρίξανε κυριολεκτικά με κοινοβουλευτικό πραξικό θα μπορούσε να πει κάποιο. και είναι να γίνουν εκλογές όλα να βάλετε γιατί πέφτω κάτι βόμπα <Συσχε> εντάξει όμως τα λεφτά των Κινέζων είναι πολλά οπότε και η κυβέρνηση που είναι λέει ναι μεν εμείς με τη Ρωσία του Πούτιν δεν αλλά με την Κίνα ξέρετε επειδή συμβαίνει αυτό πρέπει εντάξει να μην είμαστε και τόσο απόλυτοι παίξτε μπαλίτσα και προχωράνε και εκεί προσπαθούν να τόσο μπορτάρουν να προχωράνε άλλοι που φοβούνται από αυτό. λοιπόν Πού είναι το... Τη Συγκαπούρη στα στενά ε, τέτοιο Τα ξεπερνάει, τα ξεπερνάει και αυτά Όχι, όχι ναι. ε, Μικρό, μικρό διάλειμμα Να πάμε okay. προς νερού μας ναι, ναι, ναι. Ε, Έγινε, Σε ναι. πολύ λίγο επιστρέφουμε ναι, ναι. Επιστρέψαμε, ε, Συντονισμένη πάντα στο Radio Reboot, στην εκπομπή Παρίας, σήμερα εδώ με παρατρόλ, ε, συζητάμε χα, για τον κόσμο Έχω εμεί πάρει αμπάριζα λίγο αλλά... Εμείς και ο κόσμος είναι <laughs> η εκπομπή. Ε, <laughs> θέλοντας να δείξουμε ουσιαστικά να μοιραστούμε μάλλον πόσοι, πόσο σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι έχουν ναι. σχέση με αυτά που γίνονται και όχι απλά σχέση με αυτά που γίνονται με καθημερινές ειδήσει που μας περνάνε κάπως αδιάφορες κάτι έγινε, μια στρατιωτική επέμβαση ναι. εκεί, μια ρουκέτα εκεί οι οποίες είναι έτσι μικρά κομμάτια του παζλ Σε έναν ε, ανταγωνισμό κάποιων μεγάλων δυνάμεων Παγκόσμιο για... ανταγωνισμό Πα... και την παγκόσμια κυριαρχία Μπρα, Αυτό είναι Ακριβώς Δηλαδή πνίγοντας ο ένας τον άλλο σου λέει θα, θα μείνουμε εμεί. <laughs> έτσι ξεκάθαρα <laughs> Απλώς τώρα α πούμε είναι μία που ανεβαίνει η δύναμη Η Κίνα και η Ρωσία βέβαια σε σχέση με τα άλλα δεν είναι αυτό που ήταν, αλλά ανεβαίνει και αυτή, ανέβηκε. Αλλά κυρίω η Κίνα που ανεβαίνει και μια δύναμη που πέφτει σιγά-σιγά ή τουλάχιστον έχει βρει σοβαρού ανταγωνιστέ. Οπότε αυτά που έτρωγε μόνη τη πρέπει να τα μοιραστείτε τώρα. Και. Δυσκολεύεται. Δεν γίνεται ποτέ με ηρεμία αυτό. Όχι. Σε όλη την ανθρώπινα ιστορία πέφτει πολύ ξύλο και πολύ αίμα. Χίνεται. Και δυστυχώ βρισκόμαστε σε μυθετή κατάσταση. Οπότε, στο βαθμό βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, έχουμε να δούμε και άλλα. Και ήδη βλέπουμε. Ε, αυτό που θέλω να πω πριν, επειδή μπορεί να δημιουργηθεί κάποια εντύπωση ότι οι Κινέζοι είναι οι καλοί που δεν είναι λεφτά και οι άλλοι είναι οι κακοί. Είπα στην αρχή ότι είναι δουνουτού που υπάρχει και είναι και το κινέζικο δουνουτού. Δεν τα δίνουν τσάμπα τα λεφτά. Πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζουμε όλοι πόσε διεφθαρμένε κυβέρνησε υπάρχουν. Ε, πια δεν είναι. Ξεκινάμε από αυτό. Αλλά τέλο πάντων. Σκεφτείτε τώρα ότι πάνε σε χώρες, επαναλαμβάνω, οι οποίες είναι σε κακή κατάσταση οικονομική και τους δίνε μετρητό κασ, πάρτε όσο θέλετε, αλλά θα πάρουμε αυτά που θέλουμε. Λαδώνουνε κιόλας άμα χρειαστεί, όπως κάνανε και δυτικοί και κάνουνε, οπότε σου λέει πες με μπάλα εδώ και το καταφέρνουνε. Ε, συγγνώμη, επειδή λέγανε για λαδώματα και το Μουντιάλ του Κατάρ, πώς το πήρανε πάμε. <laughs> Ρε πλατίνι. Ρε Α, Μουντιάλ στο Κατάρ. Ναι. Πριν Μουντιάλ. από 20 χρόνια θα ήταν αστείο. Τώρα και το μπάσκετ θέλουν να πάνε, Ό,τι μπορούν να το πάνε, Σούπερ κάποι σπανίας και γενικά κυπέλου όλα. Τέλος πάντων, Σημεία των καιρών. Γιατί οι Άραβες, όπω είπαμε και πριν, θέλουν να παίξουν στο ενδιάμεσο. Και όχι με τη μία την άλλη πλευρά Που σημαίνει ότι θα ταλαντεύονται Είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά Και αυτό να το έχουμε καλά στο μυαλό μας Τι σημαίνει αυτό το ταλάντημα Και επίση στον ανταγωνισμό των δύο άλλων πόλων Για να επικρατήσουν πάνω σε αυτό. Που σημαίνει έτσι, Ότι μπορούμε να βλέπουμε αναταραχές που Προέρχονται από τη μία την άλλη πλευρά Οπότε έχει πολύ ζουμί το πράγμα Όχι καλό ανακαστικά Λοιπόν από την άλλη ε, λέγαμε πριν και για την Αφρική και είπαμε πριν και για το Κινέζικο Δουνοτού ότι σε περίπτωση λοιπόν που δεν αποπληρωθούν τα δάνεια που δίνουν οι Κινέζοι, έρχεται ο Κινέζο και σου λέει φέρνουν τώρα mm. το λιμάνι, φέρε μου την επένδυση που έκανα. Mm. Να πούμε mm. μια περίπτωση γνωστή που είχε γίνει. Σρι Λάγκα. Mm. Θυμάστε τι είχε γίνει στη Σρι Λάγκα πριν χρόνια. Με, με τι εξηγέρειε αυτή την τεράστια που είχε, τα κάψαν όλα, βγήκε ο κόσμο έξω κυριολεκτικά, τα νίμαξε. Η χώρα χρεκόπησε. Λοιπόν, μιλάμε για full διαφταρμένες κυβερνήσει, οι οποίοι ακριβώ σε αυτό το παιχνίδι που, που κάνανε και στην αναζήτησή του για χρήματα, όπω ήταν παλιά άλλε χώρε, της χάρη η κατά καταχρεωμένε παντού, πήγαν στου Κινέζους και λέει Θα σα αφήσουμε εμεί να φτιάξετε ένα λιμάνι εδώ, στην Κεϊλάνη, κάτω από την Ινδία είναι αυτό το μεγάλο νησί. Ναι, ναι. Λοιπόν, και με αυτό το λιμάνι θα το χρησιμοποιείτε για τον εμπορικό σα δρόμο, θα πάρουμε εμεί το μετρητό. Το πήρανε, το μετρητά φυγανε, <laughs> φύγανε πάνε κοινές λέει «Ωραία πρέπει να πληρώστε τη δόση» «Δεν έχουμε». Ωραία, μία, δύο πρέπει να πληρώστε τη δόση» «Δεν έχουμε». Τρία, να πληρώστε τη δόση «Δεν έχουμε�» «Τρία, να πληρώστε τη δόση» «Πα κάνουμε μια αρρύθμιση». «Έρχεται να πληρωστε τη δοση δεν εχουμε τρια να πληρωστε τη δοση να κάνουμε καμιά δοση Να κανουμε μια αρρυθμιση ερχεται να πληρωθει η ρύθμιση», «Δεν έχουμε» «Φέρτο». Κένια άλλο λιμάνι Εκεί. Ενδιαφέρουσα κατάσταση Καινια γιατί η Καινια έχει και η Τανζανία πιο κάτω ακριβώς από κάτω είναι εγώ. λοιπόν έχει άμα φτιάξει συνέχεια γιατί δεν είναι μόνο το πράγμα αυτό και δρόμος που συνδέουν το εσωτερικό με τις περιοχές που υπάρχουν τα μεγάλα ορυχία πρώτων που λέγαμε σπάνιων γεών τότε αποκτάει άλλη σημασία οπότε θέλουμε και παράλληλα οι άλλοι βάζουν τους δικούς τα λένε να μην θέλουν Εκείνα είναι μια τέτοια περίπτωση λοιπόν Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός Γιατί ήταν πάντα με το δυτικό στρατόπεδο Αλλά έχει μπαλαντζάρει πολύ το πράγμα Και ήταν και σε αυτή την περίπτωση Πάλι ένα λιμάνι Το οποίο ξέρανε Ότι σε περίπτωση θα αποπληρωθούν τα χρέη Θα τους το πάρουν οι άλλοι δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, Δουνουτού μιλάμε εδώ τώρα. Ναι, ναι. Δεν μιλάμε τώρα για φιλανθρώπου, ούτε σε αγαπάω. Αυτά είναι. Α, α τα αφήσουμε αλλού. Και αυτά τα αντοκιμάταιρ παιδιά, φιλία των λαών. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. ναι, λοιπόν, και επαναλαμβάνω, σου λέει άλλο φτιάχνει και ένα νοσοκομείο. Ναι, και εκπαιδεύει, ναι. Είδατε, έχετε δει θολικόνες από την Αντίσα Μπέμπα ή από την Αιθιοπία που έχει υπερσύγχρονο τρένο. Τσάινα. Και λες καλά στην Αθιοπία που είναι η κατάσταση και τα λοιπάχει ναι Ήταν μέρος της συμφωνίας Τους το φτιάξαν, τους το φτιάξαν Τι πήραν, πήραν αυτά που θέλαν, τα πήραν Λοιπόν, σου λέει ποιος άλλο είναι στο δυτικό στρατοπέδο Είναι μόνο οι... οι Αμερικάνοι, είναι μόνο οι Άγγλοι, όχι Είναι και οι Γάλλοι Οι Γάλλοι είχαν πολύ ακόμα... Πολλά μεγάλα μερίδια από την πρώην μεγάλη του Απικιακή Αυτοκρατορία, ναι. Έχουνε φάει την Ήτα του αιώνα. Οι τρει χώρε που αναφέραμε, Μπουρκίνα, Φάσο, Νίγηρα και Μάλι, ήταν στη δικιά του ζώνη επιρροή. Έξω. Πρώτα του αδειάσαν οι από τον Ειρηνικό, που είχαν κάνει εκείνη τη μεγάλη συμφωνία με την Αυστραλία. Πήραν ένα μεζέ, δώσανε από την Ελλάδα, που πήρε. <laughs> πάρτε λίγο να έχετε. πάρτε λίγο Ελλάδα που θέλει μερικά. Και μετά 75 εδώ 8 δις, χωρί όπλα, τα μισά με όπλα. Τέλο πάντων, οκ, okay, εδώ Αμέρικα. Λοιπόν, και έξω. Γιατί, γιατί σου λέει, δε, ή θα έρθει μαζί μας και θα τα δώσω όλα, ή αλλιώς θα σε αφήσουμε. Και θα πάμε. Θα τρώσει μία σφαλιάρα μετά την άλλη και τέρμα. Λοιπόν, μα μου Γαλλία! Εδώ εθνική περηφάνεια. Μέσα είμαστε και τα λοιπά. Ε, πόσο θα κρατήσει εθνική περηφάνεια, Έχει και προβλήματα στο εσωτερικό, κύριε Μακρόν. Τι θα κάνει, Βγαίνουν αγρότε, Βγαίνουν τα κίτρινα γυλαίκα, Βγαίνουν άλλοι μετανάστε, Χαμό από εκεί. Υπάλληλοι, απεργίε. Έχει πάρει και σκληρά μέτρα. Δεν είσαι η δύναμη που ήσουν Θέματα πολλά. Θα τα δώσει ή όχι. Έχει σου μία ακόμα κι αυτό. Λοιπόν, έχει. Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, επίσης, μένει μόνο στην Αφρική. Όχι, γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι οι Κινέζοι θέλανε να φτιάξουν νέα διόρυγα <laughs> στην Αμερική η οποία θα παρακάμπτει το Παναμά και θα είναι στην Ικαράγουα. Λοιπόν, γιατί στην Ικαράγουα, γιατί στην Ικαράγουα είναι το αδερφό καθεστώς του Αριέλ Ορτέγα που είναι η οι Σαντινίστας οι, πρωί, οι οποίοι έτσι εκτός ότι είναι ε, ιδεολογικά κοντά ε, τους είχαν αμερικανοί στην πουκα και γυρίζουν και λένε οι άλλοι ωραία παιδιά θέλουμε να φτιάξουμε μια διόρυγα που θα είναι ανταγωνιστική ε, και λένε και μια δικαιολογία τα πλοία που θα περνάνε από αυτή τη διόδυγα τα τεράστια κινέζικα τα γιγαντία δεν περνάνε από την άλλη είναι μικροί οπότε Οκ, okay. θέλουμε να το φτιάξουμε. Φυσικά η Νικάραγου είπε ναι. Αλλά ξαφνικά, όχι ότι έχουν άδικο, <laughs> α το αφήσουμε αυτό. Βρήκαν κάποια οικολογικά κινήματα εκεί και θέματα μόλις στις λίμνη. Που για να περάσει η Νικάραγου υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίμνη στο εσωτερικό τη και. Ποια αυτά τα προβλήματα λοιπόν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι άδικα. Επίση για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο δεν είχαν προβληθεί ποτέ από τη Δύση και τώρα έγινε της κακομύρας της κακομύρας καταλαβαίνουμε όλοι γιατί καταλαβαίνουμε όλοι γιατί και καταλαβαίνουμε ότι οι Αμερικάνοι ειδικά οι Αμερικάνοι στην περιοχή τους δεν θα αφήσουν εύκολα να γίνει τέτοια πράγματα και μπορεί να κάνει διάφορα το ξέρουμε, το έχει δείξει και η ιστορία αν θέλω να το πω ότι φτάνει κι αλλού Βραζιλία με τα BRICS. Αργεντινή ήταν να μπει Πέφτει ο η προηγούμενη κυβέρνηση Βγήκε νέα Αυτός τρελίτσα αλλά Αμερική φουλ Βγες εσύ από τα πρίξ και εντάξει ναι, Τους ναι. λυπάμε και κάτω Με αυτό τον ε... τους τους Ό,τι χειρότερο και... Ας να πάνε Και ό,τι χειρότερο αν έχεις δει πως το προβάλλανε Τα καθεστωτικά media ε, ναι. Και οι εφημερίδες ναι. Ο αναρχικό καπιταλιστή. Αναρχικό, βέβαια. Ναι, πολύ, ναι, αναρχικός, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, πολύ αναρχικός Εκτός αν είναι αφεντικό το κεφάλαιο. Πώς είσαι αναρχικός αφού αφεντικό το κεφάλαιο. Ό,τι λέει, το κεφάλαιο κάνεις Οπότε, πώς είσαι αναρχικός είναι δύσκολο. Αλλά στο το πετάμε εμεί και εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα. Ε, Αργεντινή τώρα, μια χώρα που οι χούντε τη στήριζε η Δύση τόσα χρόνια. Είτε φανερά είτε μη φανερά. Έχουν ρίζε, έχουν ε, ακόμα ε, ισχύ μέσα. Έχουν. Θα παίξουν το ρόλο του. Δεν είναι έτσι εύκολα. Θέλει ο λαό και πάμε. Είναι παντού. Και αυτό παντού γίνεται. Okay. Και μόνο και μόνο πρόσεξε. Δεν μιλάμε για αλλαγή τώρα συστήματο. Θα πάμε σε ένα σοσιαλιστικό, θα πάμε σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω εγώ τι. δια ο καπιταλισμό, φουλ και τα λοιπά Αλλά δεν θα τα παίρνουμε εμεί τα λεφτά. Μα εκεί είναι η ουσία. Ούτε που του νοιάζει. Δεν με νοιάζει ναι. Εγώ θέλω τα λεφτά. Και δεν θα μου πα εσύ κόντρα με τον άλλο να το ενισχύσει. Γιατί αν η Βραζιλία με την Αργεντινή παίξουν μπάλα μαζί στην ότι Αμερική, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ σημαντικό. Αν άλλαζαν στρατόπεδο, βέβαια. Η Βραζιλία ήδη παίζει. Αλλά παίζει και αυτή στου αδέσμευτου. Ναι. Για πολλού συγκεκριμένου λόγου. Δεν κλείσει το μάτι όμω. Ναι. Αλλά υπάρχουν και εκεί θέματα. Ναι. Θα τα δούμε στο μέλλον. Πιθανά, ανάλογα με μια πορεία που θα ακολουθήσουν βλέπουμε ας πούμε, και το Λουλά να λέει ότι να το ξαναδούμε λίγο αλλά να πάμε ε, με τα μπρίξ να... ναι είμαστε και δεν είμαστε και τα λοιπά γιατί τώρα με την πράσινη ανάπτυξη και γενικά με το κλίμα που είναι το θέμα έτσι με κλιματικό κλιματική αλλαγή ναι, έχουν, ε, αν διαβάσει κάποιος, έχουν ακουστεί κάτι περιέργειες για τον Αμαζόνιο και δίκα την Αμαζονία. Του τύπου ότι είναι ο πνεύμωνας της γη και δεν μπορεί ένα κράτος να κάνει ό,τι θέλει εκεί. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τυχαία. Κάποιοι θα έρθουν εδώ μαζί μας. Με πράσινο μανδύα. Η Spider-Man με πράσινη Μην τα χειλιονώνει τζάκια. Αλλά με δέκα και τέτοιο, ό,τι υπάρχει. λοιπόν, τέλο πάντων, μπορεί να τεθεί και ένα τέτοιο ζήτημα. Ωραία, λοιπόν, το έχουν πιάσει αυτό οι άλλοι. Οπότε ο Λούλα και ο κάθε Λούλα, και ο ποιο ήταν εκεί πριν, ο Μπολσονάρο, άλλη μορφή εκεί. Αλλά προσέξτε λίγο, γιατί και η δεξιά πλευρά και η αριστερή πλευρά, τέλο πάντων, όπω θέλετε, πείτε το, δύο πλευρά του συγκρού στη Βραζιλία. Έχουν κοινό τόπο να παίξουμε με τον Μπρίξ γιατί τους δίνει λεφτά την τσέπη του κοιτάνε και τα σφαιροντά τους. Οπότε Κοινό στόχος με άλλο τρόπο. Αλλά οκ. Okay, ξέρουν επίσης τον κίνδυνο που υπάρχει άμα τραβήξουν πολύ το σκηνή. Οπότε είμαστε και δεν είμαστε και πώ είμαστε και τι γίνεται. Λοιπόν, και αυτό σε όσες είναι τόσο αυτό το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο έτσι παίζεται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ανταγωνιστικό project το οποίο έχει φτιάξει αυτή τη φορά κινα και έχει το όπως ας πούμε, διαμορφώθηκε ο κόσμος στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι και αυτό επειδή όχι να αλλάξει τον κόσμο είναι αποτέλεσμα της αλλαγή. και μάλιστα εκείνα επειδή αυτό βασιζόταν σε διμερείς σχέσει. δηλαδή πήγαινε η ίδια εκείνα με μια άλλη χώρα και λέει θα το φτιάξουμε τώρα αυτό ε, επειδή βλέπουν ότι τους με διάφορους τρόπους λένε όπως έχουν αυτοί οι οργανισμούς Διεθνής, θα φτιάξουμε και εμείς τους δικούς μας οργανισμούς Και οι οποίοι θα παίζουν τον ίδιο ρόλο Οπότε μια γραφειοκρατία από εκεί Μια γραφειοκρατία εδώ Είχε πλάκα ότι όταν ήταν ο Τραμπ Είχε βγει και είχε πει Εγώ δεν πληρώνω για αυτούς τους οργανισμούς Εγώ λέει παγκόσμιο οργανισμό υγεία, Παγκόσμιο οργανισμό εμπορείου Νάτο και Δεν θέλω να πληρώνω τι? Σου λέει εγώ Βγάζει το φίδι από την τρύπα. Βάζω εγώ το στρατό, βάζω εγώ τα λεφτά. Εγώ έχω την επιρροή και έχεις εσύ σαν τα καρχαριάκια κάτω από τον καρχαρία να φάτε. Και δεν δίνει και μία. Αλήθεια. Όχι. Αμέρικα first Εγώ θα τα φάω όλα. Και άμα θέλει, πλήρωσα και θα πάρει το μερίδιο. σου, να θα πληρώσει. Εγώ θα μα ερήφει. Παγκόσμια διακυβέρνηση. Έλεγε θα έχετε και εσύ μερίδιο. Πιο καλό. Τι θα προτιμήσουν οι άλλοι. Τι θα προτιμήσουν. Τα Αμέρικα φέρνει τον άλλο. Τον άλλο. Επίση αυτοί οι γραφειοκράτε, οι με α 10, 15 20, 50, 100 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια μισθού, ανάλογα τη θέση που έχεις με ασύλειες ασυλίε, φορολογικές, νομικές αλλού, τρελά πράγματα ξαφνικά σου λέει όταν η Αμερική δίνει τουλάχιστον το μισό από τα χρήματα που χρειάζεται το μισό προϋπολογισμό από τα χρήματα που χρειάζεται για να λειτουργήσουν σου λέει πάει την πατήσαμε Όλοι αυτοί τι είπανε. Γεια σου, πορτοκαλί. Λίγο δύσκολο. Όξο. <laughs> καλό ο Τραμπ. Όχι, είπε κανένα ότι ήταν καλό. Μισό λεπτό. Περιγράψαμε τι γίνεται. Είπαμε, Δούνου του το ένα. Κινέζικο Δούνου του και το άλλο. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Τι κάνουμε εμεί. Μεγάλη κουβέντα. Απλώ. Αυτό που θέλουμε να πούμε με τους μεταξένιους είναι ότι είναι τεράστια project που πιάνουν τη μισή γη και τώρα μπορεί και την ολόκληρη στα οποία αναπτύχθηκαν πάρα πολλοί πολιτισμοί επηρεάστηκαν πολύ η, σύγχρο, η ολόκληρη ιστορία παγκόσμια επηρεάστηκε και σήμερα με τον ίδιο τρόπο ένα μέρος των αλλαγών αυτών που βλέπουμε είναι... Και ακριβώ εξαιτώντα αυτό το τεράστιο project που έχουν να κάνουν με του παγκόσμιου συσχετισμού ισχύω, Αν καταλάβουμε λοιπόν πώ λειτουργεί μια χώρα σαν την Κίνα που έχει πρόβλημα με τι πρώτε ύλε, αλλά θέλει την ίδια στιγμή αγορά, βλέπουμε και τι ευάλωτότητέ τη, δηλαδή που είναι ευάλωτοι, το έχουν δει οι άλλοι ισχυριστικοί, <laughs> <laughs> εμεί που είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία, ναι. θα του την πέσουμε και του την πέφτουν, αλλά να μαζευτούμε λίγο και το ξέρουν και άλλοι και προετοιμάζονται. Και προετοιμάζουν και έχει ξεκινήσει το πανηγύρι. Λοιπόν, πού θα καταλήξει δεν ξέρω, μπορώ να σου πω εγώ, αλλά σίγουρα θα δούμε και άλλα βήματα προς την κατεύθυνση και άλλων κόσμων. Και είπαμε, ένα μπλοκ από τη μία που υπάρχει το οποίο θα σφίξουν τα λουριά πολύ περισσότερο, άλλο μπλοκ που υπάρχει το οποίο φτιάχνεται τώρα, θα προσπαθήσουν άλλοι να το χτυπήσουν αλλά δεν έχει σημασία, και ένα μπλοκ το οποίο θα παίζει και με τους δύο γιατί σου λέει «Χα με». Μπορώ να παίξω, μπορώ. Βέβαια, σε αυτό το blog μπορεί να γίνουν και μεγαλύτερε σφαγέ <No> γιατί θα συγκρουστούν και οι δύο στα έδαφο του. Μπράβο. Οπότε έχει. Ναι, και αυτό. Και δείτε ποιε χώρε είναι. Είπαμε, ξέρω εγώ, Ινδονησία. Μία, αναφέραμε στην αρχή. Ε, Αραβικέ χώρε, πολλέ. Και με τα δύο, Σαουδάραβε. Λίγα Και με το Ιράν και με το Δύση Συμμαχία. Χαζόσυμε, Όχι. Σου λιπαίζω και με του δύο, αλλά θέλω την καβάντζα μου. Έτσι θέλω του Κινέζου να αφήσουν εδώ τα χρήματα, αλλά εντάξει. Αλλά άμα χρειαστεί και μου κάνει έτσι, φουλδύσει. Εδώ είμαστε. Τουρκία παίζει και με του δύο παρόλο που είναι στη μία πλευρά. Αρκετέ χώρε Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Γενικά, πολλοί παίζουν ναι, ναι, ναι. διάφορα. Άλλε είναι ταχμένε από εδώ, δηλαδή όταν πάει ο άλλο, οι Κινέζοι κείτε, και τέτοια, σου λέει σου διαγράφω χρέη τώρα. Ενώ παρακαλάει του άλλου τόσο καιρό, του δυτικού να του διαγράψουν χρέη. Νομίζω ότι κλείνει ένα μάτι. Και καταλαβαίνουμε γιατί. Θα πει ο άλλος μα, δικαιώματα και... Ούτε που τους νοιάζει. Συλή μακριά. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα σε άλλη κατάσταση. Δεν τους νοιάζει. Επίσης θα πας στον Ουγκάντα, έτσι, να τους πεις. <laughs> Έχεις δει εκεί Ουγκάντα που είναι με τους... Ε, με τους που βγάζουν εκεί τους τρελού τους... Ε, κάτι τρελούς εκεί... Το κάτι, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά, αυτά, εκεί ναι, θα πάει ο άλλος και να πει Παι, Παιδιά εγώ έρχομαι εδώ γιατί έχω πούμε, Χθες έφυγες Χθες φύγε τώρα Είναι και άλλοι λόγοι ναι, ναι, ναι. Είναι και άλλοι. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να πω Ότι η σύγκρουση επεκτείνεται παντού Και βλέπουμε παιδιά σύγκρουση Που είναι τεράστια Και όλα καλύπτονται Παιδιά εμείς ήρθαμε εδώ εμπόριο Να τα βρούμε και τα λοιπά Και από κάτω ασφάζονται ιδιωτικοί στρατοί Αντί να έχουμε τον επίσημο στρατό Ο οποίος θα μας βάλει σε ένα μεγάλο Σε, μια, ε, σε ένα πόλεμο Μεγάλης κλίμακας Και ιδιοντεύουμε να μπλέξουμε Βάλα μιστοφόρους Να κάνουν από κάτω τη δουλειά ή πρόξη Να την κάνει άλλη για μας Και παίζουμε μπάλα Δηλαδή Τρομακρατικές ομάδες, αντάρτικες ομάδες Μισθοφόροι, Wagner λίγο άλλο. Ποιοι όμω παίξανε πρώτη μπάλα Με μισθοφόρου στο Ιράκ στο Αφγανιστ Μέχρι και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν βγει Φυσικά <laughs> Λοιπόν Ποιοι Το κάναν και αυτοί Τι σημαίνει αυτό Πιο πολύ αίμα Πού είμαστε εμεί. Με αυτούς τους δύο Σίγουρα με τίποτα <laughs> Εγώ προσωπικά όχι Μιας και μιλάω για τον εαυτό μου Άμα θέλουμε να πούμε κάτι Και όχι απλώς όχι Δηλαδή τι προτείνεις αυτό Θα υπάρχει ο κάθε να πει απόφαση για το για το τι γίνεται Για το τι γίνεται, για τον εαυτό του Τα παινεί Έτσι όπως δίνουν τα πράγματα για εμάς Όχι ναι, Είναι ουτοπία, <laughs> αυτό είναι όμως το ζητούμε Να έχει σημασία, η κατεύθυνση ναι, είναι αυτή ναι, ναι. Πώς και το πώς θα το συζητήσουμε Με διάφορους τρόπους Με διάφορους τρόπους Ωραία, νομίζω ότι λοιπόν. Για σήμερα κλείσαμε ένα ναι. τριωράκι Ήτανε το... Ναι ήτανε Αρκετό, δεν ξέρω Είναι αν θα το δει ο κόσμο. Συγχαρητήρια. Το πιάσαμε λίγο παραμάζο μαζί. Έτσι κι αλλιώ αλλά... η εκπομπή ναι. θα ανέβει και στο Mixcloud αλλά και στο archive.org ναι. για όσου δεν θέλουν τα εμπορικά ναι. να αναπαράγουν. Ε, και μπορείτε με ένα χάρτη μπροστά σα και με ένα μπλοκά σημειώσεων να ακούσετε την εκπομπή γραφημένη Πάντα, χάρτε βοηθάνε. Δηλαδή Πάρα πολύ. Και εμεί τόση ώρα εδώ δεν το πάμε την αρχή. Ότι έχουμε ναι. μπροστά μα κάποιου χάρτε και κοιτάζουμε. Ναι. Και βοηθάει όντως ε, Βοηθάει όντως, Για να καταλάβει αςούμε, κάποιος και τα περάσματα Και τη σημασία αν έχει στρατηγική όχι Δηλαδή και από πού να το ξεκινήσει Μεραχούτη η Εμένη Από κάτω έχει μια χώρα το Τζιμπουτί Μικρό κρατήδιο ναι. Πολύ μικρό Είναι ακριβώς στη Μύτη Είναι στο πέρασμα Σε ανήχει. αυτή τη χώρα έχουν ναι, ναι. βάλει βάσεις Και οι Κινέζοι Και οι Αμερικάνοι Και οι Γάλλοι Και οι Ιάπωνες <laughs> <laughs> Γενικά πολύ. Λοιπόν, η Σομαλία που είχε του πειρατέ. Ωραία, Σομαλία, πειρατέ. Λοιπόν, θα μπορούμε να την κάνουμε καλά τη Σομαλία. Black Hawk Down, Σομαλία. Δύσκολα τα πράγματα. Να μπλέξουμε τώρα με αυτού εκεί και τα λοιπά. Ωραία, αφού η Σομαλία δεν κάθεται καλά, δε, δηλαδή δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε όλοι. Γίνεται χαμό εκεί πέρα, Ας τη χωρίσουμε στα δύο. Και υπάρχει ένα de facto κράτο εκεί που λέγεται Σομαλιλάνδη. Με χρήματα που πέσαν από χώρε του κόλπου και το οποίο ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν παιδιά τέλο η πειρατεία. Ω, ωραία. Ε, παιδιά, κυριαρχία, η χώρα, να την διά. Τι είναι αυτά. Θέλει να φύγουν οι ίδιοι. Για. Και άφησαν του άλλου να τρώγονται. Σου λέει κάτσε εκεί και το να φαγωθεί με τον άλλο. Να τρώγε εκεί. Λοιπόν, και έχει μπλεξίματα εκεί. Δε, δεν τελειώνει το πράγμα. Χαμός Χαμό, χαμό. Είναι πραγματικά. Το... Ωραία, έτσι κι αλλιώς θα δώσουμε πάσα σε κάποιο καιρό από τώρα να κάνουμε ναι, Θα βρούμε, ναι, μπορείτε να μας προτείνετε τάξει. κι εσείς εδώ στο Μπαρή Αλλά γενικά πούμε, έχει πάρα πολύ πράγμα Ξέρω ότι αυτά δεν είναι και τα πιο μα έχουν σχολιάσει διάφορα Εμείς θα πούμε το η ταινία ήταν 55 μέρες στο Πεκίνο Ναι, μας 55 μέρες στο Πεκίνο ζητήσει και σωστά. ο φίλος και αδελφός Σπύρος να του πούμε Σχολιασμός κοινέζικου μοντέλου παρακαλώ Σύγκριση με δυτικό, μειότητες, διαφορές Υπάρχουν σημεία συνεργασία μεταξύ των δύο Τι συμφωνίε υπάρχουν ανάμεσα στις δύο δυνάμεις κάποια, κάποια είπαμε ότι συνεργάστηκαν καταρχά στην εκμετάλλευση των εργαζομένων εννοείται ότι υπάρχει στενή συνεργασία. Οι δυτικοί λατρέψαν το, το κινέζικο μοντέλο γιατί εξασφάλιζε πειθαρχία και με του χειρότερου δυνατού όρου. Ε, θέλανε να το εφαρμόσουν και στη Δύση, απλώ δεν μπορούσαν. Βέβαια, τσακίσαν τα συνδικάτα και την παραγωγική του βάση, μετά, όχι μόνο το και τον ίδιο, με τη μεταφορά ε, τη παραγωγική βάση εκεί. Ε, τώρα είπαμε γίνεται decoupling δηλαδή παίρνουμε την παραγωγή από εκεί και την πάνε σε χώρες είτε φιλικές. Κάποιοι θέλουν να τη φαίνουμε στη χώρα. Όχι. Για τους λόγους που μόλις αναφέραμε. Γιατί το κόστος παραγωγής είναι πιο μεγάλο Δεν τους νιάζει καθολού τι θα γίνει με αυτό. Ε, υπάρχουν θέματα άλλα που προκύπτουν από αυτό. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα που ανοίγουν ε, για τις χώρες και για μας και κατά συνέπεια είναι, αφορούν και την καθημερινότητά μας και τι, το τι με λιγενέστε. Τώρα, για το κινέζικο μοντέλο, είπαμε κάποια πράγματα, το επαναλαμβάνω πριν, γιατί είναι μεγάλη ιστορία, ε, από τη μία έχει ένα μονοκομματικό καθεστώς, στο οποίο μέσα όμω υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις και το αποτελεσμά του είναι αυτό, ε, Απ' την άλλη στην Αμερική τώρα που έχει δύο κομμάτα, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια άποψη, υπάρχει και μια... άλλοι και σφάζονται και αυτοί τώρα. Ε... Και προσπάθησαμε να παρουσιάσουμε και λίγο και τις τη συμβαίνει της ΕΠΑ και έχει βγει αυτό το πράγμα και... Ναι. Επειδή τα βάζουμε σε ζυγαριέ και τα λοιπά, εμένα δεν μου αρέσει να τα βάζω έτσι με αυτόν τον τρόπο ζυγαριά. Τα βάζω και εγώ, μπορώ να βάλω σε κάποια ζυγαριά, αλλά με άλλο τρόπο. Όχι όμω με αυτό που φαίνεται. Και προ, προτιμώ να μην γίνω σαν αυτό που έγινε η Αμερικανική αριστερά, που μόλι βγάλα τον Biden και λέγανε ναι, μετά στην ουσία λέει παιδιά, και τώρα ξεκινάμε αγώνα εναντίον του Biden. Ε, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να είμαι στο άσπρο, μαύρο, μαύρο, άσπρο. Δηλαδή πάντα έτσι. Και ούτε μαύρο ασφάλεια μέσα σε δίπλα που μα επιβάλλουν. Εμεί δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά και κλείνω δηλαδή και όπω ανοίγω. Γιατί με τέτοια θα πέξουμε τώρα πάλι με δίπλα. Όχι αυτό, το άλλο. Όχι το άλλο, αυτό. Εκείνη καλύτερη εκεί είναι η άλλη. Αυτή είναι με την οικογένεια, πια οικογένεια <laughs> που σα αφήνουν να γίνονται παχτοχού, να δουλεύουν με αυτό είναι την οικογένεια. Οι άλλοι που δεν είναι με την οικογένεια με τα δικαιώματα, πάλι σα αφήνουν παύτωχ. Να μην τα έχει. εντάξει. Ο ένα παίζει με την ανάγκη, ο άλλο παίζει με την επιθυμία. Καλό το κόλπο. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτέ οι δύο, τα δύο κομμάτια ναι. τη ζωή είναι το παν αυτή τη στιγμή. Αλλά α δούμε πού βασίζεται το ένα. Και γενικά να δούμε λίγο και τι ιδεολογίε. που βασίζεται στην ανάγκη και άλλη στην επιθυμία. Έχει σημασία αυτό. Γιατί και τα δύο είναι στοιχεία τη ζωή μα. Δεν μπορεί να κάνει χωρί αυτά. Χωρίς αυτά. Ναι. Οπότε. Σίγουρα. Ναι. Ωραία, ε, ευχαριστούμε πολύ τον αρκετό κόσμο που έκατσε μαζί μας μέχρι το τέλος ε, Όπως είπα... Και εγώ ευχαριστώ και τον κόσμο και εσένα Τίποτα, βασικά, εγώ ναι. να... θα αρχίσουμε τα μετά ευχαρισ... ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε Αθήνα ναι, ναι, okay, ναι, εντάξει, καλά ε, Θα τα ξαναπούμε στο ραδιοφωνικό αέρα σε κάποιο καιρό από τώρα ναι. Θα έτοιμάσουμε κάτι πάλι In και θα το... θα το ζητήσουμε Έχουμε. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα και ευχαριστούμε, όταν... κουλουπού ε, παιδιά να είστε καλά Και να πω εδώ ότι σήμερα Κάτι που ξέχασα να πω στην αρχή δεν πειράζει Το τέλος ερχόνται τα καλύτερα Το Red Reboot κλείνει τα 10 χρόνια ε, Web αδεφωνικής εκπομπής Σήμερα με Λαϊβάρα στο An Club Με Lost Bodies και Tiffany Χαμένα κορμιά θα γίνει χαμό σήμερα Άρα, σιγά-σιγά μπορείτε μετά την εκπομπή να χαλαρώσετε, να ετοιμαστείτε και να κατηφορήσετε προς το εξάρχειο, να ακούσουμε Los Bones και Tiffany και να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια εκπομπής ενός έτσι, ε, αυτοργανωμένου εγχειρήματο όπω το Radio Reboot. Αυτά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ, Παρατρόλ, για πολύ σου... Ε διασπορά γνώσεων και δεν είναι μόνο γνώσει, είναι κάτι το οποίο έρχεται μετά από αρκετή δουλειά αυτό καλή συνέχεια, θα λέμε